Μπορεί ο άλλος να παρατηθεί αλλά εγώ δεν έχω παρατηθεί ακόμα Και δεν πρόκειται να παρατηθούμε εμείς Αυτοί θα παρατηθούν όλοι σας έχω πει όταν αυτοί θα λείπουν Εμείς εδώ θα είμαι, θα. Διότι εμά δεν μα κρατάει κανεί από πουθενά, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σε όλου. προσβιωθεί αργό ναύτες εδώ με την κυρία ζωγραφή Δουδάγιο Ελένη εδώ στο στούδιο <Κοί> Τα ούφο φεύγουν οι εξωγήινοι έρχονται <Κοί> Θα γελάσει κάθε επικραμμένος μέχρι το Μάιο Φτιάχτε στομάχια και προμηθευτείτε για ορτάκι από την έβγαση της γειτονιάς σας». Και το πιο καλό που είδα και κυκλοφορία αυτές τις μέρες για τη Μαγεδονία είναι μια ανάρτηση που έχει κάνει κάποιος και δείχνει μια κυλότα σε κάτι πόδια που έχουν βγει με τα κούνι. και λέει κρεμόμαστε από το τέτοιο της κουντουρά. Μη βραδιάτικα. Δεν έχω δει. Σήμερα έτρωγα πατσάι. Είχα πάει στην πεανία. Ψηλό κομμένο. Καλησπέρα στην πεανία. Εδώ είμαστε από τη φίλη Αλμπέντο 14. Ακόμα γνωστοί επισκέπτε. Η κυρία Δάγιο είναι εδώ σε μια δεύτερη έκδοση από την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ. Μου έχει φέρει και βιβλία για κανονίστε να με θα γίνει σιγά σιγά ένα ένας. ένας. κάνω και μια ανάρτηση αύριο το πρωί Γιατί δεν θυμάμαι Που πρέπει να σε ποιο νοσοκομείο Να δώσουμε αίμα Για την επέμβαση που θα κάνει στο ισχύο Η φιλενάδα μας Η κυρία Τζάνι Η Μαρία Μου έχει πει δεν το σημείωσα Δεν το θυμάμαι θα το κοινοποιήσω αύριο Και μου έχει πει πως Πρέπει να γίνει Να δίνουν το στίγμα κτλ Εντάξει το ενημερώνω από τώρα και όσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, να πάνε να το κάνουν. Λοιπόν... Δημότιχο Χομπλού, καλησπέρα σα, Χριστόμου, καλησπέρα σα, ευχαριστώ πάρα πολύ αγοράκι μου. Από Καναδά, Αμερική μέχρι Κύπρο και Αυστραλία δεν έχουν βγει ακόμα. Ποιο είναι πρώην πρόηρα που στη αυτά. Έρχομαι πάλι. Καλαμαριά λέω καλησπέρες Λοιπόν τον Καναδά Αμερική Περιμένω να μπει Αυστραλία Μέχρι Κύπρο από Αγγλία Σκανδιναβία Επάνω όλοι είμαστε μέσα εδώ Ως ήθιστε κάθε βράδυ Και κυρίως την Κυριακή Να πω καλησπέρες σε όλους που βλέπω εδώ Μας ακούνε βλέπω στην Κυψέλη στι Σαχαρνέ Στη Νίκαια Ότι λες τώρα ας πούμε Στα Φιλαδέλφια στο Μαρούσι, στη Βουλιαγμένη, στη Σύγκρου, από το Μέσα Δρόμο στον Παράδρομο, ξέρετε, εκεί που είναι η Πιάτσα, α πούμε. Καλησπέρα. Κρίσι μου δεν είδα ειδήσει. Εγώ λένε ότι παρατήθηκε ο μπουλή. Χοντρο... Μπουλή μπούλη θα τον λέμε. Τον είχε προσφωνήσει έτσι ο πρωθυπουργό. Και χαμογέλαγε ο μαλάκα. Λοιπόν, να το λέτε μπουλή. Αυτό είναι. Τώρα δεν είναι ούτε μπουλή. Είναι κοπριτόμπουλο. Λοιπόν, εγώ όμω θα χαλάσω την εκπομπή μου απόψε. Έχω και πολύ καλή διάθεση. Φαγαπατσά το μεσημέρι ψηλοκομένο στην πεανία και έχω φτιάξει το μάχη. Ε τι λέει. Αλλά τα πούμε τα αυτά Λοιπόν να καλησπέρισω τη φιλενάδα μου εδώ Την κυρία Δάγιου Ελένη Ζωγραφίδου Η οποία ζωγραφίζει Τι κάντε μαντάμ Γιατί γελάτε η κυρία μου Καλησπέρα. Πιο κοντά πιο κοντά Καρεκλίτσα όλο μαζί το σύστημα να σε ακούμε Ναι ναι Λοιπόν πως ε, είσαι Τώρα αν η φωνή μου είναι λίγο έτσι διαφορετική ε, Είσαι και εσύ μπουκωμένη εντάξει Μπράβο. Με ίωση έχει έρθει για να ξέρετε Με ίωση Πως πας με το κρύο. <σο <onze> <σο》... Από ό,τι φαίνεται το... Με το κρύο καλά τα πηγαίνω Αλλά με κολλήσανε ναι. <σοχ%>. Σε κολλήσανε όλοι με ίιος είναι Λοιπόν πρέπει να σα αποφεύγω γιατί θα με κολλήσετε Και μετά πως θα ξεκολλάω <σοχ%>. Δηλαδή πως θα γίνω καλά Ωχ λοιπόν ε, Για όσους δεν ε, ήταν ε, μέσα στην προηγούμενη εκπομπή Δεν την ακούσανε Στην επανάληψη θα πει εντάχει ένα χουησού Η κυρία Ζωγραφίδου εδώ Η Ελένη φίλη μου και θα πάνε παρακάτω και η κουβέντα θα έχει να κάνει με τους αργονάφτες, αστρονάφτες που επιστρέφουν. Αν Αυτή είναι... νομίζει ότι επιστρέφουν, θα έρθουν ή έχουν ήδη, ή ήδη έρθει, αυτό θα το δούμε. Ακριβώς αυτό θα πούμε, ότι... γιατί στο βιβλίο που έγραψε οι αργονάφτες επιστρέφουν, το οποίο έγραψα με πολύ μεγάλη αγάπη και αποτελεί μια έρευνα που εξετάζει από τα βάθη τη αρχαιότητας μέχρι τις μέρες μας τη ναι. σχέση μεταξύ του αρχαίου Προκατακλισμένο πολιτισμού του Διό ναι. και των υπτάμενων δίσκων που εμφανίζονται κατά καιρού στη γη. Αναφέρον είναι την θεματολογία... αρχαιότητα. δίσκοι στην αρχαιότητα, δηλαδή. Βεβαίω. Oh. Και okay. ακριβώ είναι μια θεματολογία που δεν έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτό. Ναι. Και πιστεύω ότι το βιβλίο μου τα περιέχει όλα. Δηλαδή, στόχο του βιβλίου είναι ναι. να δείξει ότι ο πολιτισμό στη γη δεν είναι πρόσφατο. Μπράβο. Αλλά ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολιτισμοί ανώτεροι του σημερινού. Ναι. Οι οποίοι όμω καταστράφηκαν, αλλά γιατί, ένεκα πολέμων ε, και όχι και μόνο φυσικών καταστράφων Και ο δικός μας θα καταστραφεί, ένεκα νομίζω εγώ Καλησπέρα στη Βενετία και στο Φιρέντσε για Μαντέους, αγοράκι μου, πώ είναι τα πράγματα λοιπόν. λοιπόν, εγώ δεν τα έγραψα από το μυαλό μου, όσες πηγές λοιπόν, χρησιμοποίησα τώρα. τα συγγράμματα των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων ναι. Τα αρχαιολογικά ευρήματα για τον κόσμο Καθώ επίση και τα πορίσματα ερευνητών και επιστημόνων. Δηλαδή είναι τεκμηριωμένα, δεν είναι από το μυαλό μου. Μάλιστα. Μπήκαν και τα... οι Αζόρε μέσα. Καλησπέρα. Έχουμε έναν τύπο από τι Αζόρε, Ελένη. Το έχει ακούσει ο, την άλλη ο, φορά, ναι. πέλαγας, στο Ατλαντικό. Ναι. Μα ακούει τέσσερα χρόνια και δεν έχει βγει στο τσάτ να πει καλησπέρα. Λέγομαι, α πούμε, Ντόροθι. Λέμε ένα παράδειγμα. Δεν τώρα. μιλάει. Τίποτα. Παρακολουθεί. Είναι από το τρίγωνο των Βερμούδων. Όχι ποτέ. αζόρες εκεί, Μεσοπέλαγε Ατλαντικό. Ναι, ε, ναι, κάπου εκεί είναι. Ε, πιο κάτω είναι το τρίγωνο. Ε, ναι. Από τη μελέτη των Ανωτέρων, λοιπόν, δηλαδή από όλα αυτά από τις πηγές που χρησιμοποίησα, ναι. συμπερασματικά προκύπτει ότι η γη στα χρόνια δέχτηκε την επίσκεψη πολιτισμένων όντων από το σύστημα του Σύριου κυρίου που θεωρείται ότι είναι το άστρο του κοινός η ουράνια μήτρα. Μάσα. Και μάλιστα σύμφωνα με το Θεόδωρο Αξιώτον, ανώτερο αξιωματικό του στρατού αυτού που ήταν και συγγενείς μου όπως έχουμε πει Έτσι. και ο οποίος αποκρυπτογράφησε το δίσκο της Φεστού, βρέθηκε στο ανάκτορα της Φεστού ο δίσκο αυτό, έβγαλε συμπέρασμα ότι από τον ουρανό, από το άστρο του Σύριου, πριν από 200.000 χρόνια ξεκίνησαν τρία διαστημόπλια που μπήκαν ναι. σε τροχιά γύρω από τον Άρη, πρώτα. Ο ναι. οποίο εγκατέστησαν το εργαστήρι του, η Αθηνά και ο Ήφεστο. Και όταν λέμε η Αθηνά και ο Ήφεστο, εννοεί ολόκληρη φυλή εφιών, όντων ανώτερη κραδασμική συχνότητα, ναι. και με ουράνιο σπέρμα έδωσαν πνοή ζώστα στο ανθρωποειδέ τη γη, στον άνθρωπο του Νέατερνταλ. Πού τα διαβάζουμε αυτά, Ελένη μου. Που, που, από πού έχουν. Ε, το συμπεραίνουμε αυτό. Ε, κοίτα, δεις, αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο μου. Στο αλλά βιβλίο σου, σου ναι, τον Θεόδωρο τον Αξιώτη. Ο Μάλιστα. Θεόδωρο Αξιώτη είχε σπουδάσει στι ανώτερε σχολέ πολέμου στο εξωτερικό. Σωστό μέχρι εδώ. Λοιπόν, δεν ήταν κάποιο τυχαίο που έλεγε μπουρδε. Ενδεχομένω είχε χωρί τα μυστικά. Ναι. Από κάπου τα διάβασε. Δεν ξέρω. Ναι. Κάπου... Όπω τώρα έχουν βγει διάφοροι υψηλόβαθμοι. Ο πρώην Υπουργό Άμυνα του Καναδά κυκλοφορούν και πολύ καλά οι πηγε οι ειναι απο τον θεοδωρο τον αξιωτη οποιος θεοδωρος αξιωτη ειχε σπουδασει στι ανωτερε σχολε πολεμου στο εξωτερικο σωστο μεχρι εδω λοιπον δεν ηταν καποιο τυχαιο που ελεγε μπουρδε ενδεχομενω ειχε χωρι τα μυστικα απο καπου τα διαβασε δεν ξερω οπω τωρα εχουν βγει διαφοροι ψηλοβαθμοι ο πρωην υπουργο αμυνα του καναδα κυκλοφορουν και πολυ καλα Βίντεο το πούμε στο διαδίκτυο με τον ίδιο να μιλάει σε συνεντεύξει ή σε ομιλίε και λένε αυτά. Δηλαδή, άτομα που ήταν σε θέσει λένε λεπτομέρειε. Τα κλειδιά όσοι είναι τα γνωρίζουν, αλλά δεν φοβούνται. Λίγοι μιλάνε. Είναι το ψύχρετο όπω και να το κάνουμε. Λοιπόν, από τα τρία αυτά τα διαστημόπληλα του ΣΥΡΙΟΥ, το ένα έφυγε πιθανόν το 9.000 π.Χ. κατά την Τιτανομαχία. Και τα άλλα δύο έμειναν ω τεχνητή δορυφόρη του Άρη, ο φόβος και ο Δήμο δηλαδή ναι. είναι δε τεχνητή δορυφόρη είναι αυτά τα ναι, ναι, ναι. διαστημόπλια που έμειναν μάρτυρος του ζωντανού παρελθόντος και έχουν έβγει διάφοροι ερευνητές και βιντεάκια και λένε ότι όντως από εκεί γίνεται παιχνιδάκι με παιχνιδάκι, UFO κλπ έχω διαβάσει και ένα βιβλίο <Και> που λέει ότι είναι τεχνητή δορυφόρη κάποιων επιστημόνων ειδικό mm. στο θέμα. Δεν, δηλαδή δεν μου λέει την άποψη που λένε γιατί τη... το ίδιο και για τη Σελήνη, ότι είναι ναι, ότι και αυτή... στιμένο πράγμα ναι, και υπάρχουν ότι είθε... αναφορές προσελληνιακές. Τη, τη, τη, τη, τη, τη, τη, Ακριβώς. Σε... Πιστεύω ότι και η Σελήνη δεν είναι φυσικός δορυφόρος, γιατί έχουν γραφτεί και βιβλία πολλά για τη Σελήνη, ότι... Ναι. Ε, συνέχεια είναι από την ίδια πλευρά, γυρνάει γύρω από τη γη με την ίδια, που δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν γυράει γύρω αυτό το αυτό της, δηλαδή. Ναι. Έχουν κάνει, λέε, δείχνει ότι είναι κούφια στο εσωτερικό της κτλ. Λοιπόν, τα διαστημόπλια αυτά, ναι. από τα τρία διαστημόπλια, λοιπόν, τα δύο που μείναν, αποτελούσαν τη θεϊκή αργό και το πλήρωμά τους ήταν οι αργονάφτες που μετέδωσαν τον πολιτισμό σε όλη τη γη, δηλαδή τον προκατακλυσμιό πολιτισμό του δ Καθώς όμως αναφέρουν αρχές πινακίδες γραμμικής γραφής που αποκρυπτογραφήθηκαν στις μέρες μας με τη διεθνή μέθοδο Chatwick, και καθώς αναφέρει ο φιλόσοφος Πλάτων στο έργο του Τίμιος, ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Ελλήνων με αρχηγό το Δία και Ατλάντων Χρονιών με αρχηγό το Τελώνιο Σεθ, τη Φώνα. Ναι. Ενίκησαν οι Έλληνε και γι' αυτό δεν οι Άτλαντες να κυριαρχήσουν σε όλη τη γη. Με το πέρασμα των αιώνων και του μετέπειτα πολέμου, τα αρχεία καταστράφηκαν. Αλλά διασώθησαν στην Αίγυπτο. Ναι. Και αν δεν καταστρέφει το η βιβλιοθήκη τη Αλεκτρισάνδρεια, θα τα είχαμε μέχρι σήμερα. Μπορεί να μην καταστράφηκαν, Μα αλλά δεν καταστράφηκε. Τάφουκε... Αφού κρύψαν. βάλανε φωτιά μετά, ρε μου. Ναι. Την αδειάσανε και που... ναι. την πουρλωτιάσανε τώρα. Συνοούμεθα Και τώρα στο Ιράκ που πήγαν. σηκώσαν τίπολο... όλο το μουσείο. Όλο το μουσείο. Έτσι ναι, άλλο. Ναι. Σύμφωνα με αρχέ πηγέ. Οι διασωθέντε ήρωε, μετά την καταβίθυση Ατλαντίδος και τον κατακλυσμό που ακολούθησε, διέφυγαν στο διάστημα με υπτάμενα σκάφη, τα οποία διέθεταν λόγω του υψηλού πολιτισμού. Ενώ οι εναπομείναντε στη γη, μετά τι καταστροφέ, διέφυγαν στα όρη και άρχισαν πρωτόγονη ζωή ξανά. Οι διασωθέντε όμω ήρωε, σύμφωνα με ερευνητέ, Έλληνε και ξένου, εδώ ναι. και χιλιάδε χρόνια, <χω> δεν ξέχασαν τη μητέρα την Ελλάδα, πούμε, μα, την πατρίδα εδώ, την γενικά τοίχη. Μας παρακολουθούν και μας επισκέπτονται και αφήνουν μαθηματικά ή μουσικά σύμβολα, πιθαγόρια όπου προσγειώνονται. Στο βιβλίο αυτό, στους αργονάυτες, δηλαδή που επιστρέφουν, προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις γιατί οι αργονάυτες με τα υπτάμενα πλοία τους δεν αποκαλύπτονται ενώπιον όλων, αλλά προτιμούν να εμφανίζονται αστραπιαία και μετά να εξαφανίζονται. Και εκεί που γουστάρουνε. Να συμπληρώσω Επι... εγώ Μπράβο. Επιπλέον βάσει πληθώρας αποδείξεων που παρέχουμε αποκαλύπτουμε για το ποιοι είναι Από πού έρχονται Για ποιο λόγο έρχονται στη γη Και για ποιο λόγο ηθήνονται σε να τον κόσμο αποκρύπτουν την παρουσία τους Αυτό Πάει είναι το ερώτημα το μεγάλο yeah. Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι πτάμενοι δίσκοι που εμφανίζουν στη γη Είναι προϊόντα υψηλή τεχνολογίας των εξελιγμένων κρατών Και ότι είναι πρόσφατο γεγονό και είναι ναι. παλαιότερο <coughs> Όμω, αν μελετήσουμε την ιστορία, μα φανερώνει ότι η παρουσία του στη γη δεν είναι πρόσφατη, αλλά αφορά διάστημα πολλών χιλιάδων ετών. Σε παρόμοιο συμπέρασμα, κατέληξε και ο Άγγλο αστροφ... ε, αυτό μέλο τη αστροναυτική εταιρεία του Λονδίνου, ο Ρόμπερτ Τέμπλ, στο βιβλίο του ο άγνωστος Σύριο, αφού μελέτησε όλου του πολιτισμού στη γη και τα μνημεία του, ότι δηλαδή οι πτάμενοι δίσκοι έφεραν το σπέρμα στη γη, είναι τη και κατέληξε αυτό το ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή, οι αργονάδε από το σύστημα του ΣΥΡΙΟΥ περιμένουν να δουν πότε θα είμαστε εμεί έτοιμοι πνευματικά για να ναι. αποκαλυφθούν. Ε, θα είμαστε όπου να είναι τώρα, γιατί είχε πάει ο Φίλι να κάνει μια επικοινωνία, ο Καμένο, ο Τζουράρη και. Αλλά... Μάλλον θα γίνει μια επαφή. Το πιστεύω αυτό δηλαδή. Ο πιο όμω σημαντικό λόγο που εμποδίζει την επαφή αυτή να φανερωθούν είναι ο πόλεμο των άστρων που γίνεται μυστικά και ξοδεύονται δισεκατομμύρια κονδύλια γι' αυτό, οι Αμερικοί γενικά τα... τα προηγμένα κράτη ξοδεύουν και είναι άγνωστος στου περισσότερου. Πολλέ εικασίες υπάρχουν ότι κατά την διτανομαχία που έγινε, μετά την καταβήθηση Ατλαντίδος και ναι. του εξτρατευτικού σώματος των Ελλήνων, οι εναπομείνατες Άτλαντες και οι Κρόνοι, οι σύμμαχοί τους, κατέφυγαν στο εσωτερικό της γης με τα υπερόπλα τους και έκτοτε προσπαθούν να κυριαρχήσουν χρησιμοποιώντας ως βοηθούς μέλη μυστικών εταιριών και διεθνή κέντρα αποφάσεων, όπως η νέα... νέα Δεν νέα μου λες, αυτή, αυτή την θεωρία, ε, όχι εσύ προσωπικά να την ασπάσει. θεωρείς ότι φυστάται. Ναι. Δηλαδή, μια περίπτωση είναι η έσο και η άλλη είναι η έξω. Ναι, ακριβώς. Το πιστεύεις αυτό. Ναι. Το πλήρμα του χρόνου όμως έφτασε και οι θα. Φανερωθούν για την τελική αναμέτρηση με του προαιώνιους εχθρού του. Γι' αυτό λοιπόν έγραψα αυτό το βιβλίο, που προσπαθεί να ενημερώσει και να αφυπνίσει τη συνείδηση όλων των ανθρώπων, ώστε να σταματήσουν τα μίση, οι αιματοχυσίε, οι πόλεμοι μεταξύ των κρατών που κατευθύνονται από σκοτεινά κέντρα που έχουν σκοπό τον πλήρη έλεγχο όλη τη γη. Δηλαδή, δημιουργούν πολέμου σε αυτά τα κέντρα αποφάσεων για να ελέγχουν. Ναι, το... αλλά γι' αυτά είναι να το πούμε κάπω κέντρα, δηλαδή είναι άνθρωποι, άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι άλλες δυνατότητες όμως, από, α, από ναι. κακές σκοτεινές δυνάμεις Μπράβο, να το ακριβώς. πούμε έτσι. Ε, πάντα δεν υπάρχει εσύ δηλαδή, Ελένη σε όλα το καλό και το κακό ναι. εδώ είναι άλλο το επίπεδο θέλω αλλά τώρα θα φανερωθεί δηλαδή αυτό το πράγμα δεν αυτό κάτι λοιπόν. που λένε μερικοί ερευνητές γενικώ ότι αυτή η δεκαετία δηλαδή μέχρι το 25-30 αυτό το καιρό ναι. θα γίνουν διάφορα τέτοια Τη, τη, την έχει υπόψη σου τη, τη θεωρείς ότι μπορεί να συμβούνε πράγματα Γιατί ότι... έχει καταρρεύσει το σύμπαν Τέλος ναι. παγκοσμίω. Πιστεύω ότι ζούμε τώρα στη... Πρόκειται να γίνουν όλα αυτά Η επόμενη δεκαετία θα είναι πολύ αποκαλυπτική Γι' αυτό λοιπόν Σας καλώ όλους να ταξιδέψουμε μαζί με. Τον... Ε, θα ταξιδέψουμε, ναι, παιδί μου. Α πάρουμε ένα διαστημόπλαιο, να <σήμερα> πάρουμε ένα γραφείο ταξιδίου, μα κλείσει πέντε χιλιάδε. Πάνω στήρια. από τον χώρο και τον χρόνο θα ταξιδέψουμε. <σήκει> Διασχίδοντα τα βάθη τη αρχαιότητα έω τι μέρε μα. Και θα ερευνήσουμε τα σπουδαιότερα γεγονότα που επερέασαν τον πλανήτη. Ωραία. Και θα νερώνουμε του πραγματικού εξουσιαστέ που χρησιμοποιούν σαν πιόπνια του κυβερνώντε των κρατών. Δεν μου λε. <σήκει> και θα πάμε ένα να πάρει μια ε, Λέει ο φίλο μου από την Φιλαδ πάνω σε αυτά που λέμε τώρα τι αγενικά χαρακτηριστικά έχει να κάνει ο πόλεμος των άστρων με τη δήλωση του Χρουτσόφ του από το 60 τόσο ναι, που λέει ότι για τα ελληνικά δαιμόν... ναι, τελώνια δεν αφήνουν λέει, να κινηθούμε ελεύθερα έξω και ναι, ε, ακριβώς. είναι δημόσια δημόσια όλα εδώ στη γη κάνουν κουμάντο οι κακοί έξω δεν ναι, μπορούν να κάνουν δεν έχουν δικαίωμα δεν μπορούν δεν έχουν δικαίωμα. Αν ναι, δηλαδή, μπορούσαν θα το κάνανε. Του έχουν ε, φρακάει Εγώ δηλαδή. έχω ρωτήσει εδώ ξέρε, τους φίλου και επιστήμονε, όπω είναι και ο Κατσάρος ο Νίκος Ναι. Ο, το ναι, ξέρεις Τον ξέρω τον ξέρει. Ο πρώην το, πρόεδρο το, του ΕΦΕΤ και λοιπά. Ή ο Μουσά ο αστροφυσικό, άτομα σοβαρά κλπ. Και, mm. και στο κλου λέμε, παιδί μου, τελικά τι είμαστε εμεί. Και μου λέει μία φορά, εδώ μία εικομπή, επιλέξει. Γιώργακη, είμαι θα πειραματόζωα. Φυλακισμένοι είμαστε. Φυλακισμένοι. Mm. Γιατί τι κάναμε και μας φυλακίσαν. Δηλαδή, Εγώ έχω καθαρό ποινικό πλάτη. μήτρο. Ε, κοίτα, είναι και αυτό που λέει ανάλογα οι ψυχές. Εδώ είναι σαν ε, τη μορία των ψυχών εδώ έρχονται και ενσαρκώνονται σε αυτόν τον πλανήτη. Α πούμε, το θεωρεί από μια έννοια. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν αυτή τη άποψη μετεψυχή. Δεν πιστεύω δηλαδή. ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι. Είναι ενέργεια η ψυχή κλπ λοιπά, κάπου ναι, πάει. Το... Αλλά δεν πιστεύαν το... όλοι οι Έλληνε. Δεν έχω φτάσει μέχρι ο εκεί. Ο Γεωργό, Εγώ... ο Πλάτων Όλοι πιστεύανε στη μετεσάρκο, βεβαίω. Ναι, αλλά λένε μερικοί. Και εκεί... λέγανε το σπίτι του. Τι. Κακεντρεχής, κακεντρεχής, ότι δεν έχει πάει κανεί να γυρίσει να μα το πει. Δεν το ξέρει αυτό. Αλλά είναι μπράβο. Ωρα πάμε ένα διάλειμμα Για να το μάθουμε και αυτό Τι μου γράφει η θεάτειρα που αντρίφτει και ο Χρήστος Ογούδης Γι' αυτό τον εψάχνω και δεν τον βρίσκω Α, αυτό έχει και αυτό Ναι Α, Να είναι καλά το αγοράκι μου Θα τον πάρω τηλέφωνο αύριο τώρα Λοιπόν πάμε να ακούσουμε λίγο ροριγκάραχε Να στάθουμε γιατί και μια ψύχρα Και επανερχόμεθα αγαπητοί φίλοι Tell me. Καλά, ξεκινήσαμε με ρόριγκ Γάλαχερ, Εδώ είμαστε από τη φίλη. Καλησπέρα. Αλμπεντοδεκατέσταρα. Ακόμα, άγνωστοι επισκέπτε. Ελένη Δάγιου, ζωγραφίδου εδώ απόψε. Και θα πάρτε τώρα, φτιάχτε το καθαριστήρε εκεί. Θα κουφαθούμε όλοι. Να πω καλημέρα και στην Αυστραλία που μπήκε μέσα. Έχω ένα big brother εδώ. Του βλέπω όλους εγώ ε, Λοιπόν, γράφει ο φίλο μου εδώ. Αλυτόβοι όλοι εδώ, κάτω τα βράδια και βλέπουν. Ακούνε Αλμπέντο, λέει ο Νίκο Κυριαδάγιου φίλη Πάγκαλο Βενιζέλο. Έχουν έρθει από τον πλανήτη κουραδών. Ναι, δεν αποκλείεται, Νίκο μου, δεν αποκλείεται. Το θέμα είναι, Μη κάνουν την ανάγκη του όταν είναι στον αέρα. Και έρθουν όλα κάτω. Αυτό είναι το θέμα τώρα, κατάλαβε. Λοιπόν. Ξεκινήσανε τώρα λέει το Blue Book σε ντοκιμαντέρ στο κάπου σε ένα κανάλι στο historical channel που ήταν πιο πριν Λοιπόν να πούμε και τις καλύτερε μας ευχές στον Χριστάρα τον φιλό μου Τον αδερφό τον πάρω αύριο να το ευχηθώ εγώ και μήπω τον κουβαλήσω για από εδώ να δούμε τι θα γίνει ε, Τι άλλο βλέπω εδώ μισό λεπτό για να συνεχίσουμε γιατί όλα θέλω να τα λέω Εντάξει, επειδή συνεχίζει να μπαινει ο κόσμος μέσα ακόμα νωρί. Λοιπόν, Ελανίτσα, ε, επειδή γνώριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια για την εποχή του Εκατερινίδη και τα λοιπά, πρέπει να πάμε σε μουσείο να περνάνε να μας βλέπουν να βγάζουμε και κανένα φράγκο από τα ιστήρια, ξέρεις. Μου λένε μερικοί φίλοι μου, πέρασα να σε δω. Γιατί είμαι εγώ, παιδί μου, η μουμια του Παραώ. <laughs> λοιπόν... Ε, <laughs> ε, Έχουμε αφήσει κάτι από την, την αγάπη όλων. Έχει και ο Χάρισα την καλαμαριά σου στέλνει τι αγάπες του. Έχει φτιάξει κοινό από την πρώτη εκπομπή που έσκασε μύτη εδώ. Γιατί παλιά αντιθυμούνται τώρα. Mm. Θα την βρω να την βάλω και σε επαναλήψει. Mm. Λοιπόν, όμω έχουμε πει αντί τη κλαπάτσας υποστηρίζουμε του ερευνητέ εδώ, του φίλου που έρχονται και λέμε ό,τι λέμε κάθε βράδυ. Μου φέρε και 5-6 βιβλία, 4 μάλλον για την ακριβία. Του, σχετικά με την έρευνα που έκανε για το 1821 Ο Διαμαντάρας Όποιος θέλει του Διαμαντάρα SMS Ή email με τηλέφωνο Σκέτα email δεν απαντάω Είμαι και άχρηστος αυτά εγώ Λοιπόν τηλέφωνο SMS Να τα παραλάβετε Ή της Δάγιου μου έφερε εδώ 567 Έχουνε μείνει 4-5 του Γεωργίου Του Γρηγορίου Να στηρίτσουν τα τυπώνε μόνοι τους Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά Λοιπόν, αυτά είναι τα δικά μου, συνεχίζει τα δικά σου, Βεωλήνη. Ε, θέλω να πω ότι από την προηγούμενη φορά ναι. ε, είχαμε πει ότι θα σα πω τι συμβολίζει το άστρο τη Βεργίνας. Α, Αλλά δεν προλαβαίναμε. Μπράβο, πάμε να ξεκινάμε είναι τώρα από το εκεί. το θέμα που καίει, για ποιο λόγο θέλουν ε, να μα πάρουν ε, την ιστορία μα, τα σύμβολά μα κτλ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα σα πω τι συμβολίζει μετά από έρευνα που έκανα. Επιπλέον, κάτι και για να μην λέμε αν η Μακεδονία είναι ελληνική, ή όχι, θα πω κάτι που υποστράβω. Ο Μασεύ, ο γεωγράφος Στην ούν ελά και η Μακεδονία. Δηλαδή η Μακεδονία είναι Ελλά. Ε, δεν ανήκει σε άλλου λαού, Σλάβου κτλ. Τέλο πάντων, λοιπόν, θα αρχίσουμε να λέμε. Το 1977, θα αρχίσουμε πώ ξεκίνησε αυτό το. Που βρέθηκε το αστέρι αυτό. Ο Μανώλη Ανδρώνικο, ο αρχαιολόγο, ανακάλυψε του βασιλικού τάφου τη Βεργίνα, όπω γνωρίζετε. Αυτοί εκεί περίχανε τη χρυσή λάρνακα του Φιλίππου του Δευτέρου, του πατέρα του Αλεξάνδρου. Ναι. Με το 16κτινο αστέρι, ω εμβλημάτιση λάρνακα επάνω, έχω πάει και το έχω δει. Σωστό. Στη Βεργίνα, ναι. Το αστέρι τώρα αυτό, με τι 16 ακτίνε, πολλοί ερευνητέ άλλοτε το ταύτιζαν με τον ήλιο, του παριστάνει τον ήλιο. Και άλλοτε όμως με τον ποιον ήλιο, με τον ήλιο Σύριο. Mm -hmm. Και αυτό γιατί. Γιατί βρέθηκαν όμως μισματά σε νησιά του Αιγαίου, ναι. όπου απεικονίζουν το άστρο αυτό δίπλα στο Δία και σε ένα σκύλο που βγάζει ακτίνες. Δηλαδή, δίπλα στο Δία έχουν ένα σκύλο ναι. και γύρω από το σκύλο, όχι, οι ακτίνες δεν είναι στο Δία, είναι στο σκύλο. Οι ακτίνες. Ναι. Άρα στον Κίνα... Άστρο Άρα, του ως... Κινός Μια του μεγάλη κοινά. προσευχή όρκος του Σοκράτη Έτσι ναι. που έλεγε τον Κίνα Λοιπόν ε, Είναι το άστρο αυτό ο Δίας Και ο, ο σκύλος με ακτίνες Ναι Και καταλήξαν ότι Επομένως συμβολίζει το άστρο του Κινός ναι. Επίσης στην Αίγυπτο Τέτοια αστέρια όπως είναι Το άστρο της Βεργίνας βρίσκονται στα μαλλιά Της Ισίδος Γιατί το λέω αυτό Γιατί η Ισίδα σύμφωνα με το Πλούταρχο ναι. Συμβολίζει το άστρο του κοινό στο Σύριο Ισόθιν Μάλιστα. Και έχει αυτό το άστρο στα μαλλιά της Αυτό το αστέρι, αν ναι. το κοιτάξουμε, δεν είναι απλώς ένα ήλιο. Αν το αναλύσουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι στο κέντρο φέρνει ένα ρόδακα ή οκτάγραμμο. αλλιώς το λένε το ρόδακα. Μράβο. Που είναι το ύψιστο σύμβολο της θεότητα, σε θεωρείται στην αρχαιότητα. Ναι. Οι 16 ακτίνε γύρω του. Ε, Αυτές άμα τις δούμε δεν φαίνεται να εκπέμπονται από το άστρο, δηλαδή κατά έξω, αλλά αντιθέτως είναι σαν να εισχωρούν στο κέντρο. Δηλαδή, δηλαδή από έξω προς τα μέσα. Ναι, φαρδένουν εσωτερικά και λεπταίνουν εξωτερικά, δηλαδή δείχνουν μια κίνηση προς το έσω, προς το ρόδακα. Μάλιστα, προς το κέντρο. Μπράβο. Ναι και είναι σαν να επιστρέφουν στη ρίζα τους, δηλαδή στην θεότητα. Αυτός είναι ο συμβολισμός σας, Μπράβομαι. το από έξω προς τα μέσα. Α, ναι. Αυτό δίνει λοιπόν κίνηση από τα έξω προς τα μέσα. Και ο αριθμός 16 λέγεται ότι συμβολίζει την ανώτερη μύση που μπορεί να λάβει κάποιος ώστε να επιστρέψει στην ανώτερη αρχή, δηλαδή στη θέωση. Ναι. Να ενωθεί με το Θεό, με άλλα λόγω, με τη θεότητα. Γι' αυτό υπήρχε και στον τάφο του Φιλίπου. Το άστρο αυτό επιπλέον δεν βρέθηκε μόνο εκεί. Βρέθηκε σε τάφους και κοσμήματα τη ελληνική εποχή χαρακτηριζόμενο ω ηλιακό σύμβολο. Ε, και σε ένα άλλο βιβλίο που έχω γράψει, Κοσμοναύτε, στη Σύραγγα του Χρόνου, ε, έχω αυτό το. Κανά περίσσομα βιβλίων έχει από αυτά. Αυτά δεν έχω, θα βγουν. Δεν έχουν εξαντληθεί. Ε, Συνοηθούμε να κάνουμε καμιά ανατύπωση, Εσύ, Ελλήνη. Να ε, ναι, ναι, θα κάνουμε. Αυτά είναι σημαντικά πολύ. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Έχω βρει και πολλά στοιχεία από το Ιντερνετ, από πολλά blog του Ιντερνετ, όπω είναι Αιτιφωτό κτλ. που λένε ότι αν και ο ήλιο τη Βαριγίνα ήταν σύμβολο πανελλήνιο, έγινε διάσημο λόγω των Μακεδόνων, οι οποίοι το είχαν ω σύμβολο τη δυναστεία των Αργιαδών στο ναι. βασίλειο τη Μακεδονία. Ε, ο πιο συνηθισμένο τύπο ήταν με τι 16 ακτίνε, αλλά μπορούμε να το βρούμε Αργιαδών και. Αργιαδών, επειδή κατάγονται από το Άργο. Ναι, θα έτσι. τα πούμε όλα αλλά μπορούμε να βρούμε και με οκτώ ακτίνε του ηλίου. Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε σε αγκία, σε νομίσματα και σε αγάλματα κι άλλα πολύ πριν γίνει το μακεδονικό βασίλειο ω κοινό σύμβολο τη αρχαία Ελλάδο σε πολλά μέρη τη. Δηλαδή, ε, βρέθηκε και σε άλλα μέρη τη Ελλάδος πολύ πριν γίνει το μακεδονικό βασίλειο. Ναι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για την αναγέννηση που υπάρχει, αλλά πάρτε εσύ όπω θε ναι. σιγά σιγά μισε μπερδευτό. Ταυτισμένο λοιπόν με τη Θεάθηνά. Καθώς επίσης και με το θεά πόλονα βρέθηκε Ανφορέας το 560 π.Χ. με τον ήλιο της Βεργίνας πάνω στην ασπίδα της θεάς Αθηνάς. Δηλαδή βρέθηκε ένας αφορέα, ναι. ήταν η θεά Αθηνά ή ήταν η ασπίδα της και πάνω το άστρο της Βεργίνας. Μάλιστα. Το 560 π.Χ. ο αμφορέας. Ναι, αλλά λέει εδώ ο φίλο μου ναι. ότι ο Στραβών πρέπει να ήταν εθνικιστής, φασίστας <laughs> διότι πώς γράφει πριν 2000 χρόνια... Ότι έστινουν Ελλάς και η Μακεδονία Έλα, Δηλαδή το άτομο πρέπει, πρέπει να mm. Για τα ίδια έγραψε και ένας δημοσιογράφος mm. Ότι mm. Δηλαδή τρέχον δημοσιογράφος, mm. Κοπροσκυλίαση έχει αυτός mm. Λοιπόν πως συ... συμπράττουν Αυτά τα δύο δηλαδή. Είναι δυνατό να λένε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική Αφού είναι Μακεδονόφσκι τώρα <χω> Εγώ αλλάζω Τέλος mm. του μήνα Αλλάζω όνομα στο σταθμό Αλμπεντονόφσκι <χει> Ναι Σου μιλάω λεκρινά Και να δώσω και ένα στίγμα στους φίλους εδώ mm. Για να τα γιώνουμε αγαπητοί φίλοι τα πράγματα Το κανάλι που λέγεται Μακεδονία το τηλεοπτικό Πριν ήτανε Δεν ήταν Πανελλαδική εμβελίας Ήτανε με εκεί η Μακεδονία mm. Μέχρι η Θεσσαλία κάπου Όταν βγήκε λοιπόν το κανάλι αυτό Το έμβλημά του όπω όλοι έχουν ένα έμβλημα Ήτανε το άστρο της Βεργίνας, αριστερά. Mm. Μόλις άρχισε το έργο να παίζει, γιατί πάνε χρόνια και πρέπει οι φίλοι να τα βλέπουν αυτά, Βγείτε. δεν ήρθε ο Ζάεφ μόνος του, ούτε έχει τα ούμπα, ο Ζάεφ να κάνει αυτά που κάνει τώρα. Ο Ζάεφ είναι τώρα εκτελεστικός. Λοιπόν, βάλανε ένα μη, καταργήθηκε ah. το σύμβολο, ένα μη, και δεν βάλανε και αυτό με τι γωνίε, το ελληνικό του... Βάλανε μη το λατινικό που λέμε, το μικρό mit με τις καμπυλίτσες λέει, είναι αμίαδελφίστικο. Αυτά είναι που λένε, δεν προσέχουν οι φίλοι. Ότι καλά που ακόμα κράτησε το όνομά του Μακεδονία. Θα φτάσουμε στο σημείο αυτό να λέμε. Ναι. Κάτι είναι και αυτό. Ναι. Και δεν ναι. το άλλαξε. Έλατε. Λοιπόν, ε, εκτός από που είπαμε ότι βρέθηκε αυτός ο Αμφορέας. Στη Σπάρτη βρέθηκε η του 6ου αιώνα που έχει στο κέντρο του και αυτός τον ήλιο της Βεργίνας. Ναι. Τώρα αυτό που ο αυτός τον πήραν ω συνήθως έξω και τον έχουν στο Μουσείο του Λούβρου. Σωρά. Βεβαίως. Ε, να πούμε εδώ ότι είναι το εθνολογικό μας μουσείο. Όλα <laughs> τα δικά μας είναι εκεί. Και στη Βρετανία, ναι, στο μουσείο. Και στο μουσείο τη Βρετανία. Mm. Και στο Βερολίνο που είναι όλα τα αττικόμορφα αγκία εκεί, τα mm. μελανόμορφα. Μια χαρά πάμε. Μα έχουν ναι, ριμάξει. Άλλοι αμφορεί που δείχνουν Έλληνε οπλίτε εναντίον των περσών ναι. φέρουν και αυτοί το σύμβολο αυτό. Ναι. Το άστο τη Βεργίνα. Πολεμάνε, δηλαδή οι Έλληνε πολεμάνε εναντίον περσών. Πολλά νομίσματα τη Κρήτη, επίση, τη Βιωτία, τη Σικελία έχουν το σύμβολο αυτό στη μία όψη του. Μάλιστα. Και θέλω να πω κάτι σημαντικό ότι στο νησί της Μυκόνου το 780 π.Χ. βρέθηκε έργο τέχνης που στη, δείχνει στη, τη στη, μάχη τη Τρία. Στη Μικονό. Ναι. Έλα τώρα μόρα. Ε βέβαια γιατί είναι εκεί δήλωση εκεί κοντά. Μήπως έκανε... το είχε φτιάξει κανένας τουρίστας, κανένας για <laughs> καμία γκόμενα τίποτα. Το 780 π.Χ. έχοντας το σύμβολο των Ελλήνων πολεμιστών, το σύμβολο του ήλιου με τις ακτίνες, το αυτό, το, το, το, το άστρο της Β Συμπεραίνουμε ότι το σύμβολο αυτό προϋπήρχε και ήταν πανελλήνιο Απλώς μετά την ένωση των Ελλήνων από το Μέγα Αλέξανδρο που ένωσε όλους τους Έλληνες Ο ήλιος της Βεργίνας απαιτέλεσε το κύριο σύμβολο της εξόρμης των Ελλήνων εναντίον των βαρβάρων ναι. Ήτανε πανελλήνιο σύμβολο, δεν ήταν μόνο των Μακεδόνων ναι. Αυτό θέλω να πω Ας δούμε τώρα τι συμβολίζει αυτό το Α, Αντε μπράβο, για πάμε mm. Για πολλού, ε, λοιπόν ε, βρήκαν ότι έχει 16 ακτίνες. Οι τέσσερις ακτίνες που σχηματίζουν σταυρό στο κέντρο έχουν το σχήμα του σταυρού και συμβολίζουν τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Και η θάλασσα, αέρα, φωτιά. Μάλιστα. Πόσες μένουν, ε, 12. Οι υπόλοιπες 12 συμβολίζουν τους 12 θεού του Ολύμπου. Ναι. Άλλοι πάλι το ταυτίζουν με το αστέρι Σύριος που είπαμε... Προηγουμένως... Μετά τον κατακλυσμό που σύμφωνα με τη μυθολογία τον έκανε ο Δίας γιατί στη γη επικρατούσε ασέβεια και κακία μάλλον βλέπω κανένα κατακλυσμό πάλι σώθηκε ο Δευκαλίωνας, και ναι. η οικογένειά του μέσα σε μια κυβωτό ναι. που έφτιαξε, την έφτιαξε γιατί, γιατί είχε ειδοποιηθεί από τον Προμηθέα Είχε και το Μόυσι μέσα μετά τα. Ναι, έγινε και η παραπλήσια του ΝΟΕΝ, ναι, που είναι η ναι, ίδια ιστορία. Ε, Αντιγραφέ, λοιπόν. Είχε ειδοποιηθεί λοιπόν από τον Προμηθέα για τον υπερχόμενη καταστροφή. Ο Δευκαλίωνας θεωρείται το γιο του Προμηθέα, έτσι. Ναι. Είχε παντρευτεί την πύρα, η οποία ήταν θυγατέρα του Επιμηθέα. Ποιο ήταν γιος του Δευκαλίωνα και της Πύρας ήταν ο Έλληνα. Ο Έλληνα, ακριβώ. Ο οποίο, δηλαδή με την Κιβωτό έτσι, ο οποίο απέκτησε ο Έλληνας το Δόρο, το ξούθο και τον Νέολο; αυτούς τους γιους απόγονοι αυτών ήταν οι Δωρείς οι Ιόνες, οι Αχαίοι και οι Ιόλεις. λέγεται λοιπόν ότι οι Μακεδόνες προέρχονται από τους Δωρείς ένα παρακλάδι λοιπόν από τους Δωρείς ήταν οι Μακεδνοί οι Μακεδόνες οι οποίοι έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο στο Άργος κυρίως πήγαν. στην Πατροαγή ναι Έτσι. Και λέγεται λοιπόν ότι επειδή η γη είχε μείνει χωρίς ανθρώπους Ο Δευκαλίων πέταξε πέτρες από όπου φύτρωσαν άνθρωποι Σημαντικό αυτό Ο Ηρώδοτος λοιπόν στα βιβλία του αναφέρει τρεις απογόνους των Αργιαδών ή τη Μενιδών του Άργους Ήσαν ο Περδίκας, ο Αέροπος και ο Γαβάνης Ο λοιπόν, Περδίκας Ο Αέροπος και ο Γαβάνης Ωραία αυτοί λοιπόν για ένα διάστημα, λέει ο Ηρώδοτος, έφυγαν από το Άργος και πήγαν στην Ιλυρία στην υπηρεσία του βασιλιά εκεί. Ο βασιλιάς όμως αυτός τους είδε έτσι αντριωμένους και τα λοιπά, και φοβήθηκε ότι θα του πάρουν τη θέση. Και τους είπε να φύγουν χωρίς να τους πληρώσει, να τους δώσει δηλαδή το μισθό τους ναι. για τις υπηρεσίες που δεν προσφέρει. Ναι. Τότε αυτοί διαμαρτυρήθηκαν και τότε του είπε ότι να πάρουν μόνο τι ακτίνε που έριχνε εκείνη την ώρα ο ήλιο. λέει του κορόιδε, Πάρτε, λέει τι ακτίνε που ρίχνει ο ήλιο τώρα στο δωμάτιό μου, στο πάτωμα, στην οικία του. Ο Περδίκα λοιπόν, ο μικρότερο, ο πιο φαίνεται έξυπνος, έβγαλε ένα μαχαίρι και χάραξε τρει φορέ το πάτωμα τον ήλιο με τι ακτίνε του. Και το έκοψε αυτό το, το πάτωμα ολόκληρο, ξύλινο θα ήταν, το έκοψε και το πήρε μαζί του. Οι τρεις νέοι μετά κατέληξαν στη Μακεδονία όπου εγκαταστάθηκαν μόνιμα και ε, σαν σύμβολο ε, είχαν αυτό τον ήλιο με τις ακτίνες έτσι λέει τώρα η ιστορία τα αναφέρει ο Ηρόδοτος <coughs> Η Μακεδονία ξέρετε τι, από πού προέρχεται η λέξη Μακεδονία Για λέγε, να καταγράφετε ε, Προέρχεται από το μακός και δνός που σημαίνει μεγάλη ή μακρινή γη Ναι, μακος ναι, Δεν μου λε, ε, ναι. αναφέρει μέσα ο Ηρόδοτο Το Γλυγκόροφ, τον Ζάεφ, αυτού του αναφέρει, τον Δημητρόφ. Όχι. Δεν είναι. Δεν τους αναφέρει. Όχι. Ε, γίνεται, κάτσε τώρα, αφού λένε τα αυτοί εμείς οι είμαστε οι Μακεδόνε. Από τον έκτο μετά χριστό αιώνα οι Σλάβοι κατέβηκαν. Α, οπότε δεν, δεν ναι, το πρόβλεψε ναι, αυτό. Δεν ναι, του είχε γνωρίσει. Εντάξει, παιδί μου, εγώ είμαι υποχρεωμένο να ρωτάω, βλέπω ότι γράφει και το κοινό εδώ, mm. για να κατανοούμε mm. τα σχαλεπά ημέρα, κατάλαβε. Ναι. Οι Δωρείς λοιπόν θεωρούσαν ω γεννάρχη τους τον Ηρακλή και φαίνεται το γεγονός αυτό είχε επηρεάσει και τον Μέγα Λέξαντρο, ο οποίος συχνά πικονιζόταν ως ένας από τους διόσκουρους, τους δύο του Δία. Ναι. Ε, επιπλέον ο Διόδωρος Σικελιώτης στα βιβλία του ναι. μας αναφέρει πάλι πως ο Μακεδόνας, άκου τώρα εκδοχή, αυτή είναι φοβερή, πως ο Μακεδόνας ήταν γιο του Όσυρη και αδερφός του Άνουβη. Ναι. Δηλαδή ο Διόδρος Σικελιώτης συσχετίζει από παλιά από όσο, ο... Τη σχέση Αιγύπτου-Ελλάδος να το πούμε έτσι Ναι μπράβο θα λέγαμε. Αλλά γιατί με τον Όσυρη Τι συμβολίζει τον Όσυρη συσχετίζει δηλαδή την επαφή των Μακεδόν με την Αίγυπτο Πολύ πριν τους Πτολεμαίους Δεν πήγαν τυχαία δηλαδή στην Αίγυπτο εκεί και γίνανε βασιλείς Και το μεγαλέξαν Αν έκαθεν δηλαδή οι Μακεδόνες ναι. Είχαν σχέση με την Αίγυπτο Γι' αυτό πήγαν και τους προσκυνούσαν και τους κάνουν φαραώκα Δεν μου λες το Σαν ελευθερωτές Μήπως είναι «Ο ΣΥΡΙΟΣ» Ναι το ανταξηγήσουμε όλα τις Α, αγωλείς «Ο Συρίς. Ωραία Και γι' αυτό και στη Θεσσαλονίκη έχουν βρεθεί πολλά στοιχεία αιγυπτιακής λατρείας Όπως Σεραπία είχαν κάνει ναούς Μα υπάρχει σέραβι, νομίζω στο αγάπημα Σύρια, στο δίον, Ναι. Και εδώ στη Ράμνοντα στον Ρο Υπάρχει ναι. τη σύσυδο ναό. Ναι. Έχω πάει στη δήλωση, τον έχω δει τον ναό τη σύσυδο και βρέθηκαν πολλά αφιερώματα. Λοιπόν, ε, για τον Όσυρι λέγεται ότι συμβολίζει σύμφωνα με τον Πλούταρχο, το λέμε εμεί ναι. τον αστερισμό του Ορίονο και ότι ήταν ο σύζυγος τη Θεά σύσυδο, η οποία σύνδεση είπαμε συμβολίζει το Σύριο, το άστρο του κοινό. Ναι. Όλα αυτά τα γράφει, όποιο θέλει να τα ελέγξει, το βιβλίο του Πλουτάρχου περί σύζυδο και ο Σύριδο. Λέει δηλαδή τα εξή. Ο αστερισμό του κοινό, Σύριο Ισόθη, θεωρείται ο αστερισμό τη Σύσδο. Τα λέει και αυτά και ο Δαμάσκιο. Εγώ ή μη ή εν το άστρο το κοινή επιτέλουσα, κατακολουθών το ορίονι, το αστερισμό του Οσύριδο. Φοβερό. Mm -hmm. Ότι είναι λόγια τη Σύσδο αυτά. Ο Μέγα Πάλιαρχερεύ, τον αδελφόνο Πλούδαρχο, μα αναφέρει ότι οι Έλληνε καλούσαν Εκίνα την ψυχή τη Σύσδο, ενώ οι Αιγύπτοι Ισόθη. Και ότι Θεάθηνα και η Σίδα είναι ίδια Θεώτηση. Επίση, ορίωνα την ψυχή του όρου τη δε την ψυχή του τυφώνο Άρκτο. Δηλαδή, του αστερισμούς του είχαν θεοποίησει. Οι δε ψυχέ του λάμπουν ω άστρα στον ουρανό. Οι Έλληνε, λοιπόν, είχαν την Σίδα, ε, τη Θεάθηνα, την ταυτίζανε με την Σίδα. Και τα λέει ο Πλούταρχο, ο οποίο ήταν αρχιερέα στου δελφού. Κάτι ήξερε ξέρετε... το άτομο τώρα, ε, δεν ναι, ήταν ναι, τυχαίο. Ναι, έτσι. Καθώ επίση την κυριαρχούσα δύναμη τη διαδρομή του ηλίου, δηλαδή τη δύναμη που κατευθύνει τον ήλιο, οι μεν Αιγύπτιοι την καλούσαν όρο, ή δε Έλληνες Απόλλωνα. Απόλωνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε, ότι οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνε είχαν τι ίδιε θεότητε, απλώ είχαν άλλα ονόματα. Αυτό. Ο όρο ήταν ίδιο με το Θεό Απόλλωνα, η είσυδα με τη Θεά Αθηνά. Κατάλαβε. Ήταν... Ε, Όπω οι Ιταλοί λέγανε Μινέρβα την Αθηνά, α το πούμε. Ναι. Δεν ήταν άλλο άτομο, δηλαδή ναι. άλλοι. Α... Άλλη αναφορά, αυτό το να πω. Και σαν να κατάλαβε ο πλούτο ότι μα ξενίζει αυτό το πράγμα, γιατί λέει: μη σα ξενίζει αυτό το γεγονό τη αλλαγή των ονομάτων, διότι αναρρίθμητα ονόματα ναι. με του εκάστοτε από την Ελλάδα ανθρώπου μετανάστευσαν σε άλλα μέρη όπω την Αίγυπτο, έπαυσαν να επικρατούν εκεί, δηλαδή στην Ελλάδα, αλλά παρέμειναν να φιλοξενούνται στι καινούριε κατοικίε του. Δηλαδή δίνει και αυτή την εξήγηση κατευθείαν. Μην παραξενεύεστε. Πήγαν εκεί, μείναν εκεί. Ναι. ναι. Ε, επιπλέον ο Πλάτων στο έργο του Τίμιος μας αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι Ερει είπαν στο Σόλωνα και αυτοί τα ίδια. Δηλαδή και ο Πλάτων συμφωνεί ότι η θεά Αθηνά και η Ισάηση είναι διαθεότητα. Και ότι έκτισε την Αθήνα όμως χίλια χρόνια πριν τη δικιά τους πόλη. Δηλαδή πάλι η Ελλάδα έχει την πρωτοκαθεδρία. Χίλια χρόνια νωρίτερα η Αθήνα ναι, έχει Εξού και η ρύση του Αιγύπτιου που λέει στο Σόλωνα Είσαστε ναι, εσείς. μονίμως σαν παιδιά κλπ. και, και ναι, δεν ξέρετε, ναι. δεν θυμάστε και τέτοια ε, Είσαστε πάντα ναι οι Έλληνες λέει δεν; είναι, ναι. Ναι. Ε, Γι' αυτό λοιπόν οι Έλληνες είστε γέννημα θρέμα των θεών Μια και κατάγιαστα από τη Θεά -αθηνά και το σπέρμα η του που έπεσε στη γη ναι. Αλλά συνέβησαν πολλές καταστροφές και χάθηκαν τα αρχεία, η Αίγυπτος όμω δεν κατεστράφηκε και τα διατήρησε. Ε, γι' αυτό λοιπόν οι Έλληνε θεωρούνται νέοι στην ψυχή. Δεν, δεν έχουν γεράσει, επειδή καταστράφηκαν τα αρχεία και ξανάρχισαν από την αρχή ξανά, γι' αυτό θεωρούνται νέοι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, του είπαν τα εξή λόγια τα σημαντικά. Στην Ελλάδα γεννήθηκε το πιο όμορφο και ευγενικό ανθρώπινο γένος από το οποίο κατάγεστε κι εσεί οι Αθηναίοι, επειδή διασώθη λίγο σπέρμα από καταστροφέ. Το αγνοείται όμω επειδή οι κατέφυγαν στα όρη, να οι ωραίιστοι που λέμε, και ξέχασαν να γράφουν οι απόγονή του. Και τώρα, άμα γίνει ένα πυρηνικό πόλεμο, πάει, θα καταστραφούν τα πόδια. Και όποιο θυμάται θα μεταφέρει με το στόμα τι ιστορίε. Η Αίγυπτος όμω δεν καταστράφει ποτέ και τα ιερά τη βιβλία κατέγραψαν την παράδοση. Αυτά είπαν λοιπόν οι ιερεί, και ότι Θεάθηνα ναι. πήρε για σας το σπέρμα από τον ύφεστο και το έριξε στη γη. Όλοι οι Έλληνες λοιπόν είστε γέννημα θρέμα των Θεών Γι' αυτό μας μισούν όλοι από ό,τι καταλαβαίνω Κάτσε να πούμε ένα, να ακούσουμε ένα τραγούδι Γιατί μπήκαμε στο μισό τώρα <χ> <χ> Εδώ είμαστε από τη φίλη Albedo14.com All our Don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. Φίλοι, αλπέντο 14. Ακόμα άγνωστοι επισκέπτε. Ελένη Δάγιο, ζωγραφή του σήμερα σε δεύτερη παρουσία στον αλπέντο 14. Συνέχεια τη προηγούμενη εκπομπή περί των αρχαίων αργών αυτών. Παύλα, αστροναυτών οι οποίοι επιστρέφουν και από το μόνιμο βιβλίο που έχω μερικά τεύχη μου εδώ να τα πάρετε για να στηρίζετε του ερευνητέ που τα εκδίδουν μόνοι του. Και να μην είμαστε μόνο λόγια, από ό,τι βλέπω και στο τσάτ τώρα, φταίει ο ένα, φταίει ο άλλο, αφού είμαστε μαλάκε τώρα. Ποιο φταίει τώρα. Εδώ οι άλλοι με τα γυλαίκα, γιατί ακρύβεινε 10 λεπτά η βενζίνη, τα κάνανε λίμπα. Εμά θα μα πουλάνε το μαγαζί λε και είναι κουραμπιέδε και μελομακάρονα, και κάθονται όλοι και λέει το μακιάτο, λέει. Αχ, δεν μου είχε βάλει τον καυτή τη ζάχαρη, τη μαύρη μου, βάλεσε άσπρη και θα πεπειράξει το στομάχι μου. Λοιπόν. Μου φαίνεται ότι ο Τζέις των Αντιγών έχει πιο, πιο πολλού αδένε από πολλούς ε, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Διαβάζω εδώ. Λοιπόν, να πω ένα ευχαριστώ σε όλους. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα από παντού. Να μιλέμε τα ίδια και για να μην κατησαιρούμε γιατί θα πάμε σε λεπτομέρειες τώρα και συμβολισμούς και το τέτοια. Η Ελένη είναι εδώ το πιο κατάλληλο άτομο. Λοιπόν, για λέγει η ναι, τώρα είναι πράγματα σημαντικά. Εξηγούμε για ποιο λόγο δηλαδή θέλουν όλη την ιστορία μα, Γιατί είναι πολύ σημαντική. Μα δεν έχουν ε, καν, ναι. δεν είναι ότι είναι σημαντική δική μα. Δεν έχουν καν αυτή τη δική του. Και τώρα φανερώνουμε πράγματα σε αυτή την εκπομπή που πιστεύω δεν θα τα έχουν ξαναπεί. Δεν νομίζω να τα γνωρίζουν. Ε. Ναι. Είπαμε τώρα για τι συμβολίζει το άστρο τη Βεργίνας, ναι. Ότι οι Μακεδόνε ανέκαθεν είχαν σχέση, γιατί ο Διώδρο Κελλιώτη μα λέει ότι. Ο Μακεδόνας ήταν γιο του Όσυρη και επιπλέον μας πληροφορεί ότι ο Διόνυσος είναι ίδιος με το Σύριο και τον Όσυρη. Δηλαδή με τα εξή λόγια. Από τους αρχαίους Έλληνες μυθογράφους μερικοί δίνουν στο Όσυρη το όνομα Διόνυσος, με μια μικρή παραφθορά το όνομα Σύριος. Δηλαδή τι άλλο πεντακάθαρο να πει. Τι κατάλαβες λοιπόν ότι ο Διόνυσος και ο Όσυρης είναι το ίδιο, και ε, είναι ίδιο με το Σύριο Ένας από αυτούς λοιπόν ο Εύμολπος, ο Εύμολπος. Στο, στο βακχικό ύμνο λέει Το φωτεινό Διόνυσο που λάμπει ένα αστέρι Τελείωσε Και ο Διόνυσος ο Κελιός μας λέει ότι είναι ο Σύριος ναι. Ο Διόνυσος και ο Σύριος Ενώ Τώρα ο Φέμ... μπορεί να το λένε Συριόφσκι <laughs> Ενώ Δεν λέει... ποτέ ναι. Γι' αυτό τον ονομάζουν λέει Φάνητα και Διόνυσο Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Διόδρος Σικελιώδης στα βιβλία του μας φανερώνει ότι ο Διόνυσος Όσυρη συμβολίζει ένα αστέρι το Σύριο και ότι ο Μακεδόνας είναι γιος του Όσυρη, επομένως του Σύριου. Καταλαβαίνετε αυτή η ονομασία τι σημασία έχει? Ε, βέβαια. Οι αρχαίοι Έλληνες, ναι. όπως είναι γνωστό, ορκίζονταν στο όνομα του Δία ή του Κίνα. Επιπλέον υπήρχαν οι κοινικοί φιλόσοφοι, όπως ήταν ο Διογέννη. Που συνομίλησε, ο Διογέννη ο Κοινικό, που μίλησε με τον Μέγα Αλέξανδρο και ζούσε σε μέσα σε ένα πιθάρι. Και είπαν ε, ο Μέγα Αλέξανδρος ότι όταν τον γνώρισε, του είπε: Αν δεν ήμουν Αλέξανδρος θα ήθελα να ήμουν Αδιογέννη. Σωστό. Ο Σοκράτη ορκιζόταν στον Κίνα. Και έλεγε: Μα τον Κίνα πόλεμο, έχει πορκίζεται, αναφέρει ο Πλάτων. Ναι. Πάλι ο Αριστοτέλη αναφέρει κρυπτογραφικά στα έργα του ότι όποιο ήθελε να περιγράψει έναν Κίνα. Μπορούσε να χρησιμοποιήσει άστρο κοινό για να μα δείξει ότι αναφέρεται στο Αστέρι Σύριο. Δηλαδή τα γράφαν και κρυπτογραφικά, δεν μπορούσαν να τα πούνε πεντακάθαρα. Ναι, Άλλοι πάλι ναι. τα λέγανε πεντακάθαρα, όπω ο Διόδρο Κελλιώτη, μα λέει ότι ο Διόνυσος είναι ο Σύριο. Αυτό το έλεγε πεντακάθαρα. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι πρόγονοι μα γνώριζαν πολύ καλά το Σύριο και τον είχαν θεοποιήσει. Για κανένα άλλο άστρο δεν υπάρχουν τόσε λεπτομέρειε ανά τον κόσμο, τόση βιβλιογραφία και λατρεία. Παρά μόνο για το άστρο του κοινό. Δεν υπάρχει για κανένα άλλο άστρο. Έχεις ακούσει για κανένα άλλο. Όχι. Αυτό είναι γεγονός. Όλα τα ιερά της Ελλάδος, της Αιγύπτου, των Μάγιας και άλλα ήταν προσανατολισμένα σε αυτό το άστρο. Ώστε ναι. με την ανατολή του Σύριου η πρώτη ακτίνα να πέφτει μέσα στο άδειο των ιερών. Όπως ήταν στον Παρθενώνα, στο άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Ναι. Η πρώτη ακτίνα Φώτισε κατα... το άγαλμα. Ναι, το θερινό ηλιοστάζ, όπως και στην Αίγυπτο, στον Ναό της Ίσίδος, που συμβολίζει, βέβαια, το άστρο του κοινό. Δεν μου λες τώρα, ναι. μία ανατελεία δεν θέλω να πάμε, και απλά για να είναι καταγεγραμμένο. Οι ντόγκονς αυτή η φιλοί στην Αφρική, που δεν έχουν ιδέα από αυτά, και από ελληνική γραμματεία, και τι λέγανε, μεν και ιδέα και λοιπά. Πού ξέρανε τώρα και ξέρανε και για το σύριο β Και το σύριο δηλαδή, εμε, νότησαν ανάλογα. Ναι και κάνανε γιορταστικές, θα λέγαμε τώρα ναι, σήμερα, εκδηλώσεις. Πάρα πολλά. Ναι, πώς γίνονται όλα αυτά. Ε, το εξηγήσανε οι ίδιοι. Ήπαν ότι... ότι κατάγονται από του αρχαίους αργονάφτες, οι οποίοι απήκησαν εκεί στη Λιβύη, δημιουργήσαν 100 ελληνικές πόλεις τότε στην αρχαιότητα, όταν ναι. πήγαν, επισκέφτηκαν τη Λιβύη, και ότι ήρθαν επιμηξία με τους ντόπιου και ότι η απόγονοι αυτών, με τις, από τις πολλέ επιμηξίε προήρθαν οι ντόγκον. Αλλά διατήρησαν τα αρχεία, είχαν κρατήσει τα αρχεία από τότε. Ναι. Από την παλιά εποχή. Ως. Και είπαν ότι ο, νόμο, ο, ο νόμο, νόμος, ο Θεός του ήταν ο νόμος, ο νόμος, ναι. ναι, θα ξανάρθει. Όταν αναστηθεί, το άστρο της δεκάτης σελήνης. Αυτό τι θέλει να πει συμβολικά, ό,τι. Ναι. Όταν λένε θα αναστηθεί. Εγώ Όταν πιστεύω αναστεθεί... ότι συμβολίζει το σύριο Β που καταστράφηκε. Ναι. Όταν δηλαδή αυτό το άστρο γιατί ε, θα τα εξηγήσουμε είναι ένα άστρο είναι ο Σύριος Α και ο Σύριος Β που γυρνά γύρω από το Σύριο ναι. Α αυτός κατέρευσε ε, έγινε, μεταβλήθηκε από ήλιος σε λευκό νάνο και, και ξεράγει ξεράγει, ναι, καμπύλωσε το χώρο και το χρόνο και δημιούργησε αυτή τη μεβράνη που ονομάζεται Νουτ ε, ακριβώς ε, έκτοτε ε, Πιστεύω ότι μετά ήρθαν εδώ και φέρανε το σπέρμα στη γη από εκεί. Ναι. Μετά την καταστροφή του Σύριου Β, βέβαια ο Σύριος Β δεν καταστράφηκε από μόνος του. Ήταν η τετανομαχία τότε, ο πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Ατλάντων. Ήταν κοσμικός πόλεμος. Δεν αφορούσε μόνο τη γη αλλά και το διάστημα. Ναι, τι γινόταν έξω. Ναι, και Έχει... ένα μέρο από αυτή την τη, τη, τη, τη, τανομαχία ήταν στη ζωοφόρο του Παρθενώνα Ναι, ναι. Θα τα εξηγήσω. Άρα το κλεφτρώνι το το ναι, που, που τότε εμεί πεινάγαμε και ήμασταν σε πόλεμο για την ανεξαρτησία και μα βάλανε να κάνουμε και εμφύλιο μέσα στην Δεν ρώτησε, κάτι Τούρκου. Κάτι ήξερε. Όχι, κάτι ήξερε και ήρθε και τα να αυτά. πάρει το συγκεκριμένο Αέτομα, ναι. Θεμά και δεν πήγε σε ένα άλλο ναό, σε μια άλλη αρχαιολογική περιοχή. Ναι, γιατί ξέρε... δείχνει του Έλληνε Θεούς, του Ολύμπιους να πολεμούν με τους Τιτάνες οι οποίοι Τιτάνε από τη μέση και κάτω ήταν Ερπετοειδή. Είχαν ε, φίδια πόδια. Ναι. Φυζίσια, ναι, φύδια, να δει, Αυτή η θεωρία, πώ ναι. αν η να πει την άποψή σου, σου αντιμπιστεύει ή όχι. Πώς έχει βγει τώρα, είναι κάτι που συμβαίνει να μπορεί να είναι ένα ανθρωποειδέως και να τελειώνει σε φοιδί. Έχουν βρεθεί Γιατί και κάτι αγαλματίδια. Γιατί υπάρχει σωρία τώρα ναι, αναφορών ναι. μέχρι σήμερα, η γκρή, η πράσινη, η ρεπτέλια, ναι, ναι. η έτσι, η, αλλιώς, η μπλε. Για ναι, πες μου αυτό το ε, κομμάτι εσύ. Έχουν βρεθεί και αγαλματίδια που δείχνουν αρπετοειδείς. Και υπάρχει αυτή γενικά η βιβλιογραφία από πολύ παλιά και από πολλού ερευνητέ. Ότι υπάρχουν αυτοί οι Αρπετοειδήσει, είναι η παλιά φυλή αυτή που υπήρχε. Ναι. Ήρθαν οι Κρόνοι εδώ και κάνανε επιμηξία με του Άτλαντες. Ω ναι. και... ανώτερη φυλή επικρατούσα τότε. Ναι, ήταν οι Κακοί που ήρθαν. Τα φέρει η πινακίδα του Ιδαλείου. Ναι, ότι. Α πούμε εδώ σε δύο κουβέντε για να το επεξηγούμε να πάμε παρακάτω και. κάνανε και... επιμηξία. Ναι, και να... άρχισαν να κατακτούν εδώ όλο τον κόσμο, να τον υποδουλώνουν. Και τότε οι Έλληνε αντέδρασαν. Και περιγράφει πινακίδα του Ιδαλίου αυτά τα τέρατα. Ναι. Τελόνια τα αποκαλεί. Τελώνια. Mm. Σαν το Χρουτσόφ δηλαδή. Και ο Χρουτσόφ τελόνια καλά ναι, λέει. Τελώνια. Ναι, τελόνια. Το τελώνιο Σεθ. Ε, καλά λέει. Ε, είτε, ναι. Ήθε ένα τελώνιο εδώ στη γη, ο Θεός Γάιδαρος τον αποκαλεί. Ναι. Και ο οποίος... Ε, με τους Άτλαντες έκανε συμμαχία εναντίον των Ελλήνων ναι. και πιάναν, λέει, τους Ίωνες και τους θυσιάζανε στο Θεό Γάιδαρο. Τους κάνανε θυσία. Και οι ναοί τους ήταν από έβενο, δηλαδή μαύρη Φοβερά πράγματα. Αυτό τι θέλει με, να πει τώρα, έτσι, σε μια απεξήγηση, έστω και σε ελεύθερη μετάφραση νοηματικά. Ότι είχαν αρχίσει πλέον να παίρνουν και τις κατακτήσει, δηλαδή η Ινδία που ήταν χώρα του Δία και τα λοιπά, γιατί γράφει Θεέ μου έγινα ερημίτης μέσα σε άτρακτο ζώο ναι. Λέγανε οι εναπομείναντες οι, οι Έλληνε, οι Άτρακτο ότι, ε Ναι εντό ατράκτου ζώο γράφει Σύγχρονη λέξη λέμε άτρακτο ναι. στο αεροπλάνο Ναι το εσωτερικό ενός οχήματος Οχήματος που, που ύπταται Οτιδήποτε ναι. ναι Ναι Λοιπόν εντός ατράκτου λέει ζώο Θεέ μου λέει, έγινα σκηνή της, Πως κατάντησα Σκηνή της. Ναι εντός ατράκτου ζώο και πιάναν του ίωνε και του θυσιάζανε. Οι ναοί του ήταν από έβαινο, και μάλιστα αναφέρει ότι είχαν του Χεταίου. Αναφέρει και του Χεταίου ναι. ότι οι Χεταίοι πήγαν στην Κρήτη ναι. και τελούσαν στην ουσία με ζώα και σκότωναν εκεί το... δηλαδή, η Γερμανία ο... ήτανε. Ενώ οι Χεταίοι αναφέρονται στις εγκυκλοπαίδε ότι ήταν πολιτισμένο λαό που ζούσε στη Μικρά Ασία, η πινακίδα του Ιδαλείου αναφέρει ότι κάνανε εκτινοβασίε. Ήτανε, ναι. ναι, τοξότες, ε, η ΧΕΤΕΙ λέει τοξότες τελούν συνουσία με ζώα, έτσι γράφει η πινακίδα ακριβώς. Αυτήν έχουνε διαβάσει οι Γερμανοί <χει> και ε, είναι έχω... εκτινοβάτε σε κλαμπ επίσημα. Λες, μου, μου κάνει εντύπωση γιατί είναι αναλυκτικά. διαβασμένη αυτή. Μ. πώς. Αυτή η πινακίδα είχε δημοσιευτεί σε πολλά τεύχη του περιοδικού δαυλός. Σωστό; το... και είχε μεταφραστεί με τη διεθνή μέθοδο Chatweek από τον Καλήμαχο Διογένους και τα λοιπά ναι. και είναι πολύ αποκαλυπτική φοβερή, δηλαδή όταν τη διάβασα εγώ συγκλονίστηκα για αυτά που αναφέρει μέσα ναι. και ότι οι Ελί είχαν έρθει από το Σύριο και είχαν αρχηγό βασιλέα ποιον το Μίνοα είδες πως κουμπώνουν όλα ε. ναι. το Μίνωα λέει Τάσο ηγέτη της αλλοτινής εξόρμης στομό από τη γη του Σύριου στην απικία του Σύριου που νοείται η γη Πεντακάθαρα το λέει η Πινακίδα Η απεικία του Σύριου που Φορείται θεωρείται η γη Η γη Μάλιστα Ότι η γη απεικία του Σύριου Και ο παις τη Τρίας Τώρα ο παις το παιδί δηλαδή της Τρίας ναι. Είναι παις του δίσκου Του πράσινου δίσκου λέει η αποστολή Που ήρθε στη γη με σκοπό να τη διαφθείρει Ναι Δηλαδή οι Τρώες Ήρθαν με ένα πράσινο δίσκο Να δηλαδή, μήπως ήταν τα πράσινα ανθρωπάκια Oh. Έτσι αναφέρει πάντα του πράσινου δίσκου Η Αποστολή ήρθε στη Γη. Η Αποστολή του πράσινου δίσκου ναι, ήρθε ήρθε. ήταν ο δίσκο. <laughs> Λέτε λαθούμερε η Ελένη τώρα με αυτά που ακούμε. Ε, άμα θέλετε μπορώ να σα τη διαβάσω τώρα την πινακίδα να τη διαβάσω. Ξαναπέσαι την πινακίδα την ονομασία γιατί κάποιο φίλο δεν την άκουσε να τη σημειώσει. Πινακίδα του, Ιδαλίου, του βρίσκεται... Ιδαλίου. Βρίσκεται και αυτή στο Μουσείο του Λούβρου, παιδιά δυστυχώ. Ωραία, γιατί δεν βγαίνει ένα πρωθυπουργό, μια επίση πολιτεία και να πει αδελφοποίηση. Πρόσεξε μια πουστια που λέω τώρα που δεν την έχουν ναι, σκεφτεί. Για λίγα από την πινακίδα σα. Περίμενε, πάνω. δεν την έχουν σκεφτεί. Μια πουστια αδελφο, όπω αδελφοποιούνται Δήμοι, ο Δήμο α ναι. Αθηναίων με το Δήμο σε ένα άλλο κράτο, εκτό Ελλάδο πάντα. Ναι. Να κάνουμε αδελφοποίηση μουσείων. Το Αρχαιολογικό Μουσείο αδελφοποίηση ναι. με το Λούβρο. Ναι. Υπάρχουν τρόποι Αλλά μα είσαι πουλημένο κορμί Τι να πω δεν ξέρω ναι. Και φοράς μαγιό τάγκα πούμε τι διαδεθοποίηση να κάνεις Να το λέω πες τη τρία του δίσκου Ο ενετός είναι ο του χείρου Στον πατέρα μα τον νό Βρίσκεται ο βούς Στη γη σου σε αποστολή έχει έρθει ο θεός γάιδαρος Για τη διευθύρη Λέει πάρα πολλά Δεν μου λες η δημοκρατική ναι. Αν δεν κάνω λάθο, στην Αμερική το σύμβολό του είναι ο γάλαρο. Ναι. Και οι άλλοι έχουν νομίζω τον ελέφαντα. Οι Ρεπουμπλικάνοι, αν δεν κάνω λάθο, α με διορθώσει και κανένα φίλο, γιατί όλοι έχουν γνώσει αυτά. Δεν ξέρω. Επειδή λοιπόν το Αμερικάνικο Σύνταγμα είναι βάση τη αρχαία Αθήνα, mm. φτιαγμένο ναι. και στο μεγάλο δικαστήριο του ανώτατο στο Μανχατάν, το οποίο μπορεί να το έχουν δει και από ταινίε οι φίλοι εγώ έχω πάει, που έχει αυτό τα πολλά σκαλιά και είναι κορινθιακού ρυθμού οι κολώνες όλα τα δημοσιακτήρια ναι, είναι το αρχαιοελληνικά δει, ωραία, ναι, το ταχυδρομείο η Wall Street είναι με κολόνε αρχαιοελληνικές κορινθιακού αστεία, ρυθμού αγαπητοί φίλοι μασατε, το, το σύνταγμα τους είναι της αρχαίας Αθήνας και η τακτική που δουλεύουν σήμερα είναι της αρχαίας Αθήνας κάντε συγκερασμούς λοιπόν και μέσα έχει ένα αντρούλο και έχει τέσσερις α πούμε θα λέγαμε άγιογραφίε. Η μία έχει τον Περικλή που βγάζει λόγο στην πνίκα αυτή η φωτογραφία που ήταν στα τετράδια. Αν θυμάσαι. Η άλλη είναι ο Σόλον. Ναι, η άλλη δεν θυμάμαι ελληνική. Και μία έχει τον Ασσύριο. Τον... Α τον Ασύριον, ναι. ναι. Αυτά τα τέσσερα. Κεντρικό, το κεντρικό μεγάλο δικαστήριο του Μανχάταν γιατί τα λέω αυτά για να το γιώνουμε για να καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι ξέρουν τα κόλπα yeah. τους κώδικες και λοιπά είτε είναι τέκτονες είτε είναι αρχιτέκτονες και εμείς τα διαβάζουμε από πηγές όπως εσύ τώρα που τις φέρνεις εδώ και απορούμε ακόμα ναι, τη 2018 και βέβαια απορούμε όταν έχει υπουργό παιδείας, το φίλοι ας πούμε λες Υπάρχει τέτοια εξωγήινη φιλή Ναι Τα συνδυάζω Ο Γάιδαρος λέει Μία φίλη μου η καλή σπερά Είναι από τον Φαραώ Όνος όπως εκεί είναι Και τα βασιλικά δικαιώματα των Άγγλων Μου λέει εδώ μία φίλη μου Που το κατέχει το έργο και ξέρει Και παρακολουθεί Βάση. τα θέματα Λέει και για κάποιους κάπρους Λέει ο Σέθ και η Εξασίας κάπρη στην αποστολή του στη Δύση εισέδησαν από Και λέει με ε, Μπόρεσαν και την ουρά τους <coughs> Με υπερίχους τη μίκρυναν Κάτι φοβερά πράγματα Τι έκαναν λέει ακριβώς Λέει για κάπρους Φαίνεται διασταύρωση ανθρώπου και ζώου Και έχω μια φωτογραφία Και με την ουρά του Ναι ναι ναι oh. Μήπω είσαι φαντασμένη και ήρθες εδώ Έχω σήμερα βρει, λοιπόν, στην εκπομπή να μας πεις ότι σου κατεβαίνει και εσύ όπως έρχονται όλοι εδώ. <laughs> Έχω βρει στην εκδοτική Αθηνών, ναι. έχει ένα σφραγιδό με την εξή σημείωση. Έχει ένα κεφάλι, γενιοφόρο, έχει, έχει γένεια ένα κεφάλι, αλλά δεν ανθρώπου. είναι ανθρώπου. Αν προσέξει κανείς την όψη της κεφαλής, διαπιστώνει ότι δεν μοιάζει με ανθρώπινο, αλλά η μύτη είναι γουρουνίσια... Για στόμα έχει ρήγχος Και τα αυτιά είναι ζώο Μόνο τα μαλλιά είναι ανθρώπινα Είναι διασταύρωση ανθρώπου και γουρούνιου κάπρου Μήπως αυτοί Σε χώρισαν ε, ε, Τους κατευθύναν Δηλαδή κάναν διασταυρώσεις πιστεύω Οι άτλαντες κάναν διασταύρωση ε, Ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα Κάναν από τότε Ήταν υψηλή τεχνολογία ναι. Πως κάνουν τώρα τις κλωνοποιήσεις και, και κοιτάγανε Φέρα... τι θα επικρατήσει Το ζώο ή το ζώο να Ναι. Μήπως τώρα έχει επικρατήσει το ζώον άνθρωπος. Ε, το ζώον ζών, mm. Μάλλον αυτό έχει επικρατήσει. Να πω εδώ στο Βαγγέλ το φίλο με ρωτάει με ένα μήνυμα πώς θα μπει στο τσάτ. Ε, υπάρχει ένας τρόπος, τώρα δεν μπορώ να μπω από τον αέρα αδερφέ μου. Ε, αν σε κατευθύνουν οι φίλοι από το τσάτ εάν το βλέπεις okay. να σου πούνε. Αυτό δεν είναι και δύσκολο. Είπω... Λοιπόν για ε, Αυτό είπαμε ότι ήρθε το τελώνει αυτό ο Γάιδαρο ο Σεθ. Και έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Και άμα. Ε, σα πω τη μετάφραση, λέει, η μετάφραση λέει: Ελί, δηλαδή Έλληνε. Άλλη γη, ρα. Ρα ήταν η Θεότητα. Ναι. Ότι ήρθαν από άλλη γη. Με ρώτησαν: Τι απαντά ο Θεό βασιλεύ τη γη των Μών, ο, Μήνος. ο Μήνος. Μήνο. Το μήνο ατάσω ηγέτη όλων των ετολών. Το εις μνήμη της των μόν, απ τη αλωτίνη κοινή εξορμήσεω των γη του Σύριου. Στην απεικία του Σύριου, δηλαδή τη γη. Ναι. Στον τόπο σου, Βου το Δία τον λένε Βου, η Θεότα. Τα παιδιά σου αντικατέστησαν το Θεό των μηνιών με τον Άτι Σεθ. Δηλαδή είδαμε ότι είχαν επηρεαστεί και είχαν αντικαταστήσει το Θεό με τον Άτι Σεθ, το Δία. Τα πάτρια φώνευσαν και κάθε όσιο. Ναι. Σε εκείνο με αυτιά ή ένας, δηλαδή εκείνο ο Θεός ναι. ο κακός, έχει αυτιά ή ένας. Κατά άλλου ονάγρου, αυτιά ονάγρου. ονάγρος Ονάγρο. Ναι. Βασιλέα, θνητώ: Τα παιδιά σου προσεχώρησαν. Θεέ. Ναι. μα προσε αποτελούν χεταίοι. Ο ξένο Θεό ορέχτηκε να κάνουν ίονες ενέργειες οι οποίε θα έχουν ω αποτέλεσμα να αλλάξει το ηλιακό ημερολόγιο. Στη γη των χεταίων, οι ή των χεταίων διάγουν βίο όπω υπαγορεύουν οι ορέξει του. Ναι. Τον νίακο βασιλέα. Τότε νεαρό παιδα τρεις φορές τον κτύψε με ρόπαλο η χείρα του Σεθ. Πρέπει εσύ το χοιτήτη να κάνεις κομμάτια εδώ και τώρα. Ω στην Αθηνά, στη Μήλιτο, μητέρα όλων των πόλεων, όπου τιμάται η τέλεια από σου, οι χοιτήτε τρόπιασαν και αυτή την ταφή του παιδιού του ήλιου. Ναι. Την, σε όλο τον ήλιο τιμωμένη κόρη του ήλιου βάλθηκαν να την κατουρούν, έτσι λέει. Να την κατουρούν. <laughs> δηλαδή να την προσβάλλουν, φαντάζομαι. Να Τι του... τώρα. Με ζώα βόδια στην Κρήτη, στις θήβες του ηλίου στη γη, οι χοιτήτε τοξότες τελούν συνουσία. Αυτό που σου είπα, ότι ναι. κάνουν συνουσία με βόδια. Προς τιμήν του βοδιού του νέου, βοδιού, ήταν οι θεότια ονομάζουν έτσι, Βούς. Βούς είδα, που είναι και ο Βούδας. Από εκεί βγαίνει ο Βούδος ναι, για, βου, να για να μαθαίνουμε. Δεν γνωρίζω το Βού. Προς τιμή του, του βοδιού του νέου που είναι ταυτόχρονα ύπο, ο όναγρο είναι ύπο. Ναι. οι άνθρωποι του Σεφ τον Ιώσου Βασιλέα θανάτωσαν ποδοπατώντας τον μετάλογα τότε στον Πέδα Τον είπα αφού έθεσε την ερώτηση σε γη όσοι όπου εγώ εζώ στον Ατάραντο της Ιταλίας τον ιό μου θα πάω. δηλαδή δείχνουν μια μετήκηση ναι. Φύγαν από τα μέρη που ήντουσταν γιατί πήγαν αυτοί εκεί και τους ηχητήτες και τα λοιπά και, φύγαν και πηγα... θα πηγαίναν σε ένα άλλο μέρος στον ναι. Ατάραντο της Ιταλίας ναι δεν μου λες, αυτά οι σημειώσεις που έχεις στις πληροφορίες δηλαδή Από πού τις έχεις συλλέξει, από, από την κείμενα Κοίτα, ο, α, το Γιώργο Πετρόπουλο, ο Γιώργος Πετρόπουλος έχει σχόλια στο δαυλό Ήταν η οριχάλκινη πινακίδα Και αυτά είναι τα σχόλια, θα έχει και σχόλια ο Γιώργος Πετρόπουλος Ναι Που ανατρέπονται λέει καθιερωμένες ιστορικές απόψεις Αναφέρει ότι ύπαρξη μόνο το ονόματος Σατών στην πινακίδα Ναι Μα υποχρεώνει να την τοποθετήσουμε χρονικό στην εποχή του Φαραώ Αμενόφιδο Τετάρτου, δηλαδή 1380-1362 π.Χ. Είναι πράγματι γνωστό, αυτά τα λέει ο Πετρόπουλο, ότι ο ελόγο Φαραώ αντικατέστησε τη λατρεία του Άμμονο με αυτή του ατών, αειδιασμένο με τι ακολλασίε του Κλήρου, τι αιματηρέ θυσίε και τον αφθάδι Πλούτο, και αντικατέστησε λοιπόν τη λατρεία του Άμμονο με αυτή του ατών, Ο ελόγο Φαραώ, ναι. ο ίδιο διάλεξε το όνομά του Ισαχνατών. Αυτό είναι ο Ακενατών που ναι. ξέρουμε. Συνεπώ η πινακίδα αυτή δεν δύναται να αποδοθεί ούτε σε προγενέστερο ούτε σε μεταγενέστερο φαραώ. Αλλά σε αυτόν τον Ακενατών που λε. Η συνύπαρξη του Θεούρα, είναι ο ήλιο δηλαδή, λατρεύαν τον ήλιο στην Αίγυπτο, μετά του Ατόν, ιδιώτες του αγαθοποιού ήλιου πάλι, θα μπορούσε ίσω να μα προβληματίσει, αν δεχτούμε ω τόπο γραφή τη πινακίδα στην Αίγυπτο. Τότε πρέπει να δεχτούμε ότι και τότε στην Αίγυπτο μιλούσαν τα ελληνικά. Εννοείται. Μα η Αίγυπτος τι θα πήρε, παιδί μου. Mm. Αιγυπτιακή λέξη είναι. Και η συνεχίζει. χώρα που βρίσκεται η κάτω δηλαδή Α, από νέα. το Αιγαίο. Μαι. Αυτό είναι. Αναφέρεται Λάβουν. λοιπόν στου Ελού, στου Έλληνε τη Ασία, του οποίου αποκαλεί ΜΟΕΣ ή ΚΟΕΣ, και με καταγωγή εκδειό, και οι οποίοι είχαν αναγκαστεί υπό την πίεση ενό βαρβάρου λαού των Χεταίων, ενώ του θέλουν πολιτισμένου οι εγκυκλοπαίδειε. Να το σημαντικό που αναφέρει πινακίδα είναι ότι ο βασιλεύς των ΜΟΕ ήταν ο Μήνα και όχι μόνο των Κριτών. Και επιπλέον ο Τιμό ήρθαν από το Σύριο και απήκησαν τη γη, που νοείται από ναι, τα ποικιά του Σύριου. Δια ναι. λαών τεχνολογικώ προηγμένων δεν απέχει πολύ ο λογαστήρα, αφού είναι ο τέταρτο κατά σειρά αποστάσεω. Δεν είναι σε πολύ μεγάλο. Οκτώ έτη φωτό είναι μόνο. Λαό τεχνολογικώ ανεπτυγμένο αναφέρει. Ναι λέει ο Πετρόπουλος μην ότι είναι μακριά ο Σύριος Άμα ένας έχει Από εκεί αυτή που θα ήταν τόσο εξελιγμένη Τεχνολογικά ανεπτυγμένη Δεν του ήταν δύσκολο να έρθουν στη γη ναι. Αυτό αναφέρει ναι. Εδώ και... μου λέει η φίλη μου mm. Ότι ατόν από ακενατόν mm. Αλλά στο μικρό έγινε Του τα Παύλα χαμών αντί ατών Και ατών θα πει γιο. Μου γράφει Θα ναι. συμπληρώνουμε να είναι και τα καταγεγράμμενα Ευχαριστώ Άξι. Μαρία μου ευχαριστώ. Θα τηλεφωνηθούμε αύριο Πρέπει να πιούμε καφέ επίγη mm -hmm. Και να πω στο Βαγγέλη το φίλο μου Ευχαριστώ γιατί μου λέει Πολλά χρόνια σε ο πυρός Σας ακούω και σας παρακολουθώ Να σε καλά okay. Και γι' αυτό είμαστε εδώ ακόμα αγαπητοί φίλοι Λοιπόν συνέχεια για να πάμε διάλειμμα Λοιπόν το... Μα φανερό λοιπόν ότι αυτή η πινακίδα ότι ο Σύρος ελατρεύτηκε ω Θεό. Το ηλιακό ημερολόγιο ήταν εν χρήση στην Ελληνική Αίγυπτο ναι. και η ανατολή του αστέρο Συρίου συνέπιπτε με την πλημμύρα του Νείλου, την ετήσια πλημμύρα. Ναι. Γι' αυτό και οι πυραμίδε ήρθαν προσανατολισμένε να δέχονται τι ακτίνε του λόγου αστέρος. αστέρο. Και λέει και ένα φιλό εδώ πάλι για τα ετοιμολογικά που μα ενδιαφέρουν όλου, ελένε όπω ξέρει, αρχή σοφία ή των ονομάτων επίσκεψη ναι. και λέει. Χάμον είναι προγενέστερο του άμον. Του άμονο Διός δηλαδή. Mm. Είναι καθηγητή, είναι γνώστη των κειμένων αυτών που και συλλε και των θεμάτων εδώ. Έχει εκπομπή κάθε Πέμπτη ο όμηρος, Δηλαδή Λύε, ξέρουν ναι. οι φίλοι, δεν είναι τυχαία όντα εδώ. Δεν είναι ζώα-όντα. Ε, Κατάλαβε τι θέλω να πω, το υπονοούμε. Έχει κοινό μορφωμένο. Μορφωμένο κοινό, εγώ από μόνοι του ήταν. Ε, ναι, και είναι ακούνε δεν ναι, μορφωμένοι, είναι γνώστες, γνώστες και, είναι... και ψάχνονται τα άτομα, Φράβο, δεν είναι έχουνε... ναι, μελομακάρονα. Λοιπόν, είχε λοιπόν, υπό το βασιλέα τέρα Σεφ. Δείχνει η πινακίδα ότι αντικατέστησαν το ηλιακό ημερολόγιο με το σεληνιακό Και έφεραν την καταστροφή. Τελούσαν δε στην με ζώα. Σκέψτε τη μεγάλη καταστροφή για γίνει γι τότε. Μου φαίνεται ότι ζούμε χαλεπέ μέρε ή τα ίδια κάνουμε και εμεί τώρα. Το, αν τα κάνουμε εμεί, θα κάνουμε οι δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι συμβαίνουν. Ναι. Έτσι. Η παγκόσμια λοιπόν γενικά ιστορία αναφέρει τον Σεθ ω Θεό των Αιγυπτίων αδελφών, αλλά και εχθρό του Θεού Ο Σύριδο. Κατάλαβε πω έχει διατηρηθεί ο μύθο. Λέει ότι αυτό ο Σεθ δολοφώνησε τον Όσύρι. Ναι. Δηλαδή έτσι το έχουν κρυπτογραφικά βάλει ναι. στη μυθολογία οι Αιγύπτοι. Ναι. Και γενικά οι Αιγύπτι το θεωρούν κακοποιό θεό και συμπεραίνουμε ότι ήταν η χεταίος θεός, τερατόμορφος, θεωρούμενος προϊόν ίσως διασαυρός ως ανθρώπου και κτίνου. αφού οι χεταίοι συνευρίσκονται με ζώα. Αργότερα εισήλθε εις το πάρυσιο των Αιγυπτίων ως ο θεός του κακού. Όλα αυτά ήταν σχόλια του Γεωργίου Πετρόπουλου στο Δαυλό, 126. Τώρα από την ανάγνωση της πινακίδας προκύπτει ότι πριν χιλιάδες χρόνια λοιπόν ήρθε να τελώνει ο τέρας δηλαδή στη γη ο Σεθ, ο θεός Γάιδαρος, όπως τον αποκαλεί με σκοπό να τη διαφθείρει. Το παράδοξο είναι ότι ο τέρας αυτό ήρθε με ένα πράσινο δίσκο. Oh, Ω, oh, πάλι πράσινο. Ναι. Επιπλέον μας αποκαλύπτει ότι οι τρώες... Είναι παιδιά του πράσινου δίσκου, οι αιώνιοι εχθροί των Ελλήνων. Δηλαδή ήταν οι Άτλαντε και οι απόγονοι του Τρώε. Και μα το λέει και ο Πολόδωρο, ότι οι Τρώε είναι απόγονοι των Ατλάντων. Το καταλάβαμε το υπονοούμενο τώρα μου, αλλά πράσινο δίσκο, πράσινα άλογα, πράσινα <laughs> ανθρωπάκια. <laughs> Πάσοκ. Το τελώνιο αυτό είχε σχέση με τον Κρόνο, από τον οποίο κατά πάσα πιθανότητα προέρχονται οι Ασεβεί Τιτάνε και βασίλευσε όπω μα μαρτυρεί στου Άτλαντε. Κρόνο. Κρόνο. Επομένως, πριν... Ο κρόνιο όνο, δηλαδή, πώ μπορούμε Δεν... να το μεταφράσουμε. Η Ατλαντίδα ονομαζόταν και Κρονία Υπήρο. Κρονία Υπήρο. Mm. Μάλιστα. Επομένω, συμπεραίνουμε ότι πριν χιλιάδε χρόνια συνέβη μια εχθρική σβολή στη γη από τον Κρόνο με αρχηγό ένα τέρα στο Σεθ, τον Τιφώνα. Είχε ω οπαδού του του Ρου του Ρου, Αλαφαίνη, του Ούνου, του Χιατέου κτλ. οι οποίοι πολεμούσαν του Ιωνε, του Ιού των Μόων, Ελών και του θυσίαζαν στου ναούς τους από έβαινο καταλαβαίνεις τι γινόταν ναι. ο μύθος της ειβιχένιας εν είναι μια μαρτυρία ότι θυσίαζαν τους Έλληνε. ακόμα ότι οι κρόνοι μαζί με τους Άτλαντες έκαναν συμμαχία εναντίον των Ελλήνων και τους εξετόμπιζαν από τα μέρη τους ναι. επιρρίφτει Ευθύνε λοιπόν για την καταστροφή αυτή διότι εξαιτία των λαθών ο όνος έγινε χασάπης των νέων όπως χαρακτηριστικά αναφέρει χασάπης. Των νέων Του έσφαζε, Τους έσφαζε. Τις, ναι. Αλλά δίνει πολλές ελπίδες Και για νίκη των Ελλήνων στο μέλλον Λέγοντας ότι το παιδί της Δήλου Ο Απόλλων δηλαδή Είναι αίτητο στη θάλασσα Και κάτι για την, με, τώρα την εποχή μας Ότι η Θεάθηνα θα μιλήσει όταν έρθει η ώρα Η Θεάθηνα θα μιλήσει όταν έρθει η ώρα mm. Κάτσε να μιλήσω και εγώ τώρα που ήρθε η ώρα Γιατί το Πασόκ είναι εδώ Ενωμένο δυνατό Και έρχεται με πράσινο δίσκο φίλοι, και. Και έχουμε πρόβλημα. Bon, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι με την κυρία Δάγιο Ζωγραφίδου Εδώ έχουμε πάει σε δύσκολες καταστάσεις Με ρωτάει μια φίλη μου Ελένη Ναι Εάν ε, ε, να πει τις πηγές από που είναι Έχεις συλλέξει τις πληροφορίε και έχεις Έτω, περάσει το βιβλίο Και το προσέξε και γι' αυτό ξαναπέστω να το ακούσει ναι, είπα ότι έχει δημοσιευτεί σε πολλά περιοδικά του, του περιοδικού Δαυλός, αυτή η πινακίδα του Ιδαλίου. Απ' τα πιο καθαρά ελληνοκεντρικά περιοδικά, το οποίο σταμάτησε ε. την κυκλοφορία του κάποια χρόνια τώρα, λίγο Μ. πριν. Και ναι, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και μέσα γράφανε επιστήμονες και τα λοιπά και είχαν αποκρυπτογραφήσει και την πινακίδα. Οι καλύτεροι γράφανε τότε εκεί, ναι. οι καλύτεροι. Μιαλά. Ναι, γνώστες και... των οι καλύτεροι. Δεν την έχω μεταφράσει εγώ. Ναι. Εντάξει. Ε, συμπεραίνουμε λοιπόν από το ανωτέρω που διαβάζουμε ναι. ότι προκύπτει ότι η γη στα πανάρχια χρόνια δέχτηκε την επίσκεψη αργοναυτών ή μόνο, όπως λέει. Πολιτισμένων όντων από το σύστημα του Σύριου που πρέπει να θεωρούνται σύμφωνα με τον Πλούταρχο και την Πινακίδα ναι. πρόγονοι των Ελλήνων, Ιόνων, Ελών, Πελασγών, Πελαργών. Ε, δημιούργησαν έναν υψηλό πολιτισμό ανά τη γη, αλλά καθώ περιγράφει και ο Πλάτο στον Τίμιο, ξέσπασε πόλεμο μεταξύ Ελλήνων με αρχηγό το Δία και Ατλάντων Κρονίων με αρχηγό το Τιφώνα Σεφ Ενίκησαν οι Έλληνε. Και γι' αυτό δεν κατόρθωσαν, είδατε τι τραβήξανε, και παρόλα αυτά ενίκησαν. Και γι' αυτό δεν κατόρθωσαν οι Άτλατε να κυριαρχήσουν σε όλη τη γη. Με το πέρασμα όμω των αιώνων, γίναν πολλοί πόλεμοι, τα αρχαία καταστράφηκαν στην Ελλάδα, αλλά διασώθηκαν λοιπόν στην Αίγυπτο. Ιδάλλω δεν τα είχαμε μέχρι σήμερα. Εν τούτης, μέσα από συμβολικούς μύθους δηλαδή το ξέραν οι φιλόσοφοι ότι θα καταστρεφόντουσαν τα έργα τους αν ναι. τα γράφανε πεντακάθαρα, και κρυπτογραφικά βάλαν τα στοιχεία αυτά μέσα. Ναι. Για να έρθει τώρα η εποχή να αρχίσουν να αποκρυπτογραφούνται. Μα στην ουσία τώρα τι κάνουμε την... Αντιλαμβανόμαστε, μα... ανακαλύπτουμε τι γράφανε οι τότε. Δηλαδή ναι. δεν έχουμε πάει βήμα μπροστά. Βέβαια. Ή άμα δούμε αυτά στην άβηδο τη γνωστή φωτογραφία Παύλα ιερογλυφικά Παύλα όπως θες πες το Που έχει ελικόπτερα πουμα μέσα Και διάφορα άλλα συγχρόνου τεχνολογίας Συγχρόνου τεχνολογίας Πράγματα Γίνεται mm. Είναι τυχαία αυτά okay. Δεν νομίζω Λοιπόν για συνέχισε Λοιπόν όπως είπαμε Λοιπόν είχαν θεοποιήσει το Σύριο Απασχόλησε αυτό το θέμα εμένα πάρα πολύ Και πολλού ερευνητέ. Και μετά από μακροχρόνια έρευνα πάνω στα αρχαιολογικά όλα ευρήματα να τον κόσμο, καθώ επίση και στα συγχράματα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, ε, καταλήξαν οι ερευνητέ όλοι ότι ο πολιτισμό στη γη δεν είναι πρόσφατο, αλλά ότι πρέπει στο παρελθόν να υπήρξαν πολιτισμοί ανώτεροι του σημερινού. Ναι. Και μα αναφέρει για το γεγονό αυτό ο Διόδρο Κελλιώτη ότι η Μακεδόνη. Λοιπόν, ο Διόδρο Κελλιώτη είναι ο πιο αποκαλυπτικό από όλου. Τα λέει πεντακάθαρα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι Μακεδόνες κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ανακάλυψαν σε ένα εξωτικό νησί του Ινδικού ωκεανού, την Πανχέαν, Έλληνε από την Κρήτη. Δηλαδή όταν πήγαν η Μέγα, ε, η, ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί με τους Μακεδόνες υπήρχαν ήδη Έλληνες εκεί από την Κρήτη, στο εξωτικό νησί του Ινδικού ωκεανού, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί, του είπαν εκεί από το Δία. Όταν αυτό βασίλευε στην Οικουμένη. Δηλαδή, κάποτε ο Δία βασίλευε σε όλη την Οικουμένη. Δηλαδή, όταν λέμε Δία, εννοούμε τον ελληνικό πολιτισμό. Ήταν απλωμένο σε όλη την Οικουμένη. Και βρε, ήταν και αυτοί εκεί στο ειδικό νησί. Είχαν δημιουργήσει απικίες δηλαδή οι Έλληνε, σε όλα τα μέρη τη γη. Πήγαν οι Μακεδόνε εκεί, βρήκαν του Κρήτες Οι Κρήτε αυτοί, κατά τη συνάντησή του με του Μακεδόνε, του έδειξαν για να του πείσουν ότι λένε αλήθεια για την καταγωγή του ότι είναι από την Κρήτη, μια μεγάλη χρυσή στήλη όπου ήταν σε προϊστορική γραφή καταγεγραμμένες οι πράξεις του ουρανού και του Διός. Αναφέρονται λοιπόν στον προκατακλεισμένο πολιτισμό του Διός, που ήταν παγκόσμιος και ανώτερος του σημερινού. Το παράδοξο όμως είναι ότι ο πολιτισμός αυτό εμφανίστηκε ξαφνικά, σαν να ήρθε έτοιμος και τελειοποιημένος απαλού. Διότι οι ανθρωπολόγοι διαπίστωσαν ότι αρχικά στη γη ζούσε ένα ανθρωποειδέ, έτσι, το οποίο ξαφνικά χάθηκε, ανεξήγητα και εμφανίστηκε στη θέση του ω όφρον άνθρωπο, ο Homo Sapiens. Γιατί η θεωρία τη εξέλιξη δεν ισχύει εδώ, Το γεγονό αυτό δεν μπορούν οι επιστήμονε να το εξηγήσουν με τη θεωρία τη εξέλιξη των ειδών, διότι απότομα πρωτόγονοι λαοί βρέθηκαν να ζουν σε, μέσα σε πολιτισμού σε ευημερία και αυθονία. Και έτσι ανάγκασαν πολλούς ερευνητές να καταφύγουν στη θεωρία των αρχαίων αστροναυτών και τη κατευθυνόμενη πανσπερμία. Δεν ξέρω την άλλη φορά είχαμε πει για την κατευθυνόμενη πανσπερμία. Δεν φτιάμε, ναι, το είχες πει ναι. και για να το ξαναπεί να το κατανοήσουμε. Ναι, ότι δηλαδή επειδή βρήκαν ότι δεν δικαιολογούνται παράξενα αντικείμενα που βρέθηκαν να υπάρχουν σε πολλά μέρη της γης και δείχνουν βραχογραφίες με σκάφανδρα κτλ. Ε, και δεν φαίνεται να ανήκουν και αρχαιολογικά στην εποχή εκείνη. Γιατί χρονολογούνται οι βραχογραφίε αυτέ τη κατασκευή στην εποχή του Λήθου, αλλά απεικονίζουν ανθρώπου με στολές παρόμοιες των αστροναυτών, με σκάφανδρα και κερές Μπράβο. Όπω είναι οι παμιγνωστέ βραχογραφίε στο Παγκαίο, που απεικονίζουν το ζωδιακό κύκλο. Και τώρα θα σα κάνω μια ερώτηση. Απεικονίζουν λοιπόν το ζωδιακό κύκλο. Επιπλέον οι πτάμενα άρματα, παράξενα ζώα σαν δεινόσαυρου. Που δεν υπάρχουν πλέον, καθώ επίση ανθρώπου με στολή αστροναύτη και άλλα παράδοξα, και χρονολογούνται το 6.000 προ Χριστού. Τώρα πετε μου, ότι υπήρχαν πρωτόγονιοι άνθρωποι, είδαν αστροναύτε να κατεβαίνουν από επτά μενοχήματα και τα ζωγραφίσαν σε βράχου. Αλλά για πε μου, το ζωδιακό κύκλο πώ τον έκανα πάνω στου βράχου. Εδώ είναι το, αυτό τώρα η τρελά. Το και ε... Αυτό είναι 9.000 ετών, να ξέρουμε, για να ναι. μπορέσουν λοιπόν, Πώ τον κάνει επομένω. Εγώ πιστεύω ότι έγινε μια κοσμική καταστροφή τότε μεγάλη και οι ίδιοι αυτοί με τον υψηλό πολιτισμό που είχαν έρθει στη γη για να διασώσουν ορισμένα πράγματα κάναν τις βραχογραφίες αυτές στους βράχους γιατί για να γίνουν να και εδώ γρα... γραφήματα αυτά δεν να τα κάνανε οι πρωτό, δηλαδή για να χαρακτεί ο βράχος έτσι... Βρετοναχαρακτή μπορεί να έχει το εργαλείο Το να βάλει σε τάξη το αντικείμενο σα... που εκφράζει βάλει, είναι το έργο. Εκτό αυτού, για να απεικονίσουν το ζωδιακό κύκλο, δεν μπορούν να τα κάνουν οι πρωτόγονοι αυτά. Να ξέρουν ε, ότι αποκοινώνουν όλο το ζωδιακό κύκλο. Πώ το ξέρανε τότε οι πρωτόγονοι, ε. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια κοσμική μεγάλη καταστροφή. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί του λέμε πρωτόγονου. Αυτό δεν ε, το ένα ανθρωποειδή το οποίο εξελίχθηκε. Ε, το οποίο εξελίχθηκε με όχι φυσικό τρόπο, πιστεύω. Παρόμοια λοιπόν, βρεθήκαν σε πολλά μέρη του κόσμου τέτοιε βραχογραφίε, όπω στη Σαχάρα, στην περιοχή Τασίλη, στην Αυστραλία κτλ. Τώρα, αν διαβάσουμε την ελληνική μυθολογία, είναι γεμάτη από θεϊκά όντα που κατέρχονται στη γη για να πάνε συζύγου. <σοφέρα> ναι, ναι. Ο Δία, πώ υποτίθεται, είχε παντρευτεί. <σοφέρα> Καθώ επίση ότι, ότι ο έδωσε τη φωτιά από του ουρανού, δηλαδή τη γνώση και τους έβγαλε από το ζωό διβύο τους ανθρώπους και ως εκ τούτου έγινε ο θεμελιωτής του ανθρώπινου πολιτισμού ναι. γιατί μας λέει ο ο Λαέρτιος ότι από τους Έλληνες ξεκίνησε το ανθρώπινο γένος έτσι αναφέρει ο Διογένης Λαέρτιος είναι η προμηθείς, η φυλοί των Ελλήνων που έφεραν το τη γνώσεως στα ανθρωποειδή τη γης που μέχρι τότε ζούσαν σαν ζώα σε λαγούμια και βαθιές πληές και αυτά όλα τα αναφέρει ο Εσχήλο στην τραγωδία, το προμηθέα δεσμό τη. Ναι. Αυτέ τι δοξασίε δηλαδή, που αναφέρουν και ο Εσχήλο και ο Διογέννη Ολαέρτιο κτλ., έρχεται η σημερινή επιστήμη με τη θεωρία τη κατευθυνόμενη πασπλημμύρα να τι επιβεβαιώσει. Ναι. Και θα πούμε τώρα ποια είναι αυτή η θεωρία. Αυτή τη θεωρία τη διατύπωσαν βραβευμένοι καθηγητέ με Νόμπελ. Ο Φράνσι Κρίκ που ανακάλυψε το DNA Μπράβο. και ο Όργκελ. Και είπαν λοιπόν ότι η ζωή που γνωρίζουμε εδώ στη Γη δεν εμφανίστηκε αυτό αυτοδύναμα στον πλανήτη μα, αλλά ήρθε από ένα άλλο ουράνιο σώμα έξω από το πλανητικό μα σύστημα, δηλαδή πολύ από μακριά, όχι από το πλανητικό μα σύστημα το εδώ, με φορεί μικροοργανισμού, του οποίου μετέφεραν πολύ εξελιγμένα λογικά όντα με διαστημόπλεια. Δηλαδή θα τρελαθούν να τα αναφέρουν αυτά οι νομπελίστε. Ναι, ναι, ναι. Και ράτησαν κυριολεκτικά τον πλανήτη με μικροοργανισμού. Και γιατί καταλήξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Τα λέει και ο Λαβιολέτα αυτά, και τα είχαμε πει και σε εκπομπή το 2012, αδειοτηλεοπτική. Δηλαδή mm. Για λέει όμω. Αναφέρουν λοιπόν ω απόδειξη ότι κάνανε αυτοί οι έρευνε, γιατί ήταν γενετιστέ αυτοί οι καθηγητέ. Και είδαν ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ τη χημική σύνθεση του γίνου περιβάλλοντο και κίνηση των εμβίων οργανισμών. Δηλαδή, οι εμβιοργανισμοί δεν έχουν σχέση με το γίνο περιβάλλον. Διότι. Στι εμβληματικέ διαδικασίε μέσα στα σώματα των οργανισμών δεν έχει μεγάλη σημασία το χρώμιο και το νικέλιο που αυθονεί στη γη, αλλά το σπάνιο στοιχείο μολυβδένιο. Εκεί γίνεται το παιχνίδι τώρα, Γιατί να διαβάζω. η ζωή πρέπει να προήρθε από ένα μέρο που είχε άφθονο μολυβδένιο, που δεν υπάρχει εδώ στη γη. Ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, επειδή σε όλα τα θέματα στη ζωή μα ναι. το κομπικέ είναι και το δύσκολο είναι το απλό. Ναι. Όπως γράφουν εδώ και φίλε μου τώρα η κρίση, η κλπ. Λέει αν υποθέσουμε ότι αύριο γίνεται ένα και εξαφανίζεται το σύμπαν και επιβιώνουν χι ναι. θα πάνε να χωθούν να διαβιώνουν σε σπηλιές κλπ. Και, ναι. και θα μπορούν να διασώσει... Καταρχήν ναι. έχει σταθερή θερμοκρασία 17 ναι. η σπηλιά. Ναι. Δεύτερον είναι ασφαλής καιρικέ συνθήκες κλπ. Και, ναι. και τρίτον ό,τι θυμάσαι αφού έχει το σύμπαν. Ναι. Θα χαράζει ένα βράχο Μπράβο. κατά την εκτίμησή σου και τη μνήμη σου. Δηλαδή τόσο απλό να πούμε γιατί αυτοί οι σε σπηλιές. έχουν και βρει εγώ στο αλταμίρα σου. Με την οικογένεια σου είναι. Με την και τέτοια. Ναι, ναι. Άρα συμφωνεί με την θεωρία εντό εισαγωγικών αυτή, την εκτίμηση μάλλον. Ναι. Δεν είναι. Βεβαία. Άμα γίνει κάτι αύριο, τι θα κάνω. Αυτό λέω και ο, Δεν μπορούσα να το κάνω πρωτόγονια αυτά. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε να γράφουμε, εγώ εσύ ναι. και 5-10 φίλοι σε μια σπηλιά, τι θα λέμε, αυτά που ξέρουμε και θυμόμαστε. Ναι. Και θα προσπαθούμε να τα διασώσουμε στο... όσο μπορούμε. Στου βράχου τη. Μπράβο. Πηλιάς. Ναι. Ή στο παιδί σου που μεγαλώνει θα τα πει και με το που ξανάρχεται ναι. η τεχνολογία θα αρχίσει να τα καταγράφει. Και πάνε τώρα όλα αυτά να μα τα βγάλουν τρελά και ότι είμαστε ναι. ηλίθιοι. Και, και οι πρωτόγονοι να... τώρα. Πρωτόγονοι είμαστε εμεί. Ότι πριν 6.000. Το 6.000 π.Χ. υπήρχαν αυτέ οι βραχογραφίε. Πώ το εξηγούν. Ναι. Ναι, ο άλλο λέει: Θα χαράξω τον μπάγκαλο. Εννοείσαι, Μπράχο τώρα ή <laughs> στη μούρη. Δεν ξέρω. Α είμαστε μαζί μου. Πάμε ένα διάλειμμα, Ελένη Γιατί κάνουμε ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Ακούσουμε λίγο. Bad company, αγαπητοί φίλοι. Εδώ, Αλμπέντο 14. Ακόμα. Αγνωστοί επισκέπτε. Ελένη, δάγει ο του. Οι αστροναύτες οι αρχαίοι. Επιστρέφουν. When I think about you, I think about love. about you I think about love darling if I live without you I live without love Στη φίλη α πούμε το 14. Τελία, ακόμα άγνωσε επισκέπτε Ελένη. Δάγιο του σήμερα εδώ. Αρχαίοι αστροναύτε. Παύλα, αργοναύτε επιστρέφουν. Μπορεί να μην έφυγαν και ποτέ. Και από τα κείμενα εδώ που διαβάζει από το βιβλίο τη, Οι Αρχαίοι αστροναύτε επιστρέφουν. Η Ελένη και έχει συλλέξει πληροφορίε από παντού και ω εκ τούτου... Ακούμε αυτά που ακούμε, λοιπόν. Ναι, Είναι, μιλάμε συνεχίδεις. για τον πολιτισμό που καταστράφη, τον προκατακλισμένο πολιτισμό του Διόρκη. Οι Έλληνε, μετά από τι καταστροφέ, προσπάθησαν να ξαναστήσουν πάλι το χαμένο πολιτισμό. Και μιλάμε τώρα για του Μηνοίτε, Μηνίε, με τον βασιλιά του στο Μίνωα, τον οποίο αναφέρουν και οι Αιγύπτιοι σαν πρώτο βασιλέα του, ω μινά μετά του Θεού. Το αναφέρει και ο Ηρόδοτος ο μηνοϊκός πολιτισμός εξαπλώθηκε κι αυτός, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει δυστυχώς στα ύψη του προκατακλισμίου πολιτισμού των Ελλήνων θεών. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν, ότι κάναν πάλι προσπάθεια να ε, κάνουν ένα παγκόσμιο πολιτισμό οι Έλληνε με το Μινωά, το μηνοϊκό πολιτισμό, αλλά δεν έφτασε στα ύψη του προκατακλισμίου πολιτισμού του Διός. Πριν λοιπόν από 140 εκατομμύρια χρόνια υπήρχε μόνο μία πανθάλασσα. Μία γιγαντιά νοδική ορογεννητική κίνηση ανύψωσε πάνω από τα κύματα την Πελαγωνική οροσιρά, που περιλαμβάνει τη Μακεδονία, τον Όλυπο, τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό το λέω για να δούμε γιατί πρώτα από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός. Πριν από 35 εκατομμύρια χρόνια ανυψώθηκε η πίνδος. Τότε αναφάνηκαν οι Άλποι στα Πυρηναία, τα Ιμαλάια. Και τα αναφέρει αυτά η εκδοτική Αθηνών, έτσι. Η Αιγίδα που ανεδύθη, απετέλεσε το λίκνο του ανθρώπινου πολιτισμού. Ως η πρώτη αναδυθής γεωλογική περιοχή. Εκατό εκατομμύρια χρόνια, πριν από όλα τα άλλα μέρη της υδρογείου. Δεν είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, η Αιγίδα, που ήταν η Αιγίδα και μετά διασπάστη και έγιναν τα νησιά του Αιγαίου. Ανεδύθη εκατό εκατομμύρια χρόνια πριν από όλα τα άλλα μέρη της Ιδρογίου. Είναι φοβερό αυτό. Και ο πρώτος βασιλεύς των Ελλήνων πριν το 12.000 π.Χ. υπήρξε ο ουρανός. Έτσι αναφέρει η μυθολογία. Λοιπόν, υπήρξε κοσμοκράτορας ο θεός ουρανός και εκπολιτιστής. Μετά όμως, με αποτρόπιο τρόπο, πήρε το θρόνο του ο Κρόνος, που δεν άφησε καλή εντύπωση στη μνήμη των ανθρώπων, Γι' αυτό λέει, λατρεύουν τον Κρόνο, τον λένε Σατούρνο και λατρεύεται το, το Σάββατο, η αφιερωμένη ημέρα του Κρόνου, Σατούρνου, του Σατανά δηλαδή. Η Ατλαντίδα αναφέρεται ως Κρονία Ήπειρος και είπαμε ότι ο Κρόνος έπεσε πάνω ατλάντες με ορμή. Και άρχισαν να κατακτούν και να βασανίζουν όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι τότε ξεσηκώθηκαν κατά του Κρόνου και της τυραννίας του με γέντι το Δία. Ξέσπασε παγκόσμιο πόλεμος, είναι η γνωστή τανομαχία. Και βυθίστηκε ενίσως Ατλαντίδα το ορμητήριο των Κρονίων. Ο Ζεύς υπήρξε ο μέγας νικητής και εκπολιτιστής της οικουμένης. Ο Διόδρος Σικελιώτης τον αναφέρει. Μετά το θάνατο του Διός αρχίζει η εποχή των δυο γενών. Φορονεύς, έπαφος και έκροψ κραναός. Ο κατακλεισμό του Δευκαλύωνο μετά. Και όπω είπαμε, βρέθηκε η πινακίδα του Ιδαλίου στον Κύπρο, που επιβεβαιώνει τα νοτέρο... ότι δηλαδή οι Έλληνε, ή οι Ελλοί όπω του αναφέρει, ήρθαν από το Σύριο και ότι γιννοείται απικία του Σύριου. Ώστε συμπερασματικά προκύπτει ότι οι Έλληνε έχουν εξωγήινη προέλευση, μια και προέρχονται από τη Θεάθηνά και τον Ήφεστο. Η οποία Θεάθηνά συμβολίζει το άστρο του κοινό Σύριον Ισόθη και είναι παρόμοια με τη Θεάησίδα των Αιγυπτίων και τα αναφέρει ο Πλούταρχος, να το πάρετε αυτό το βιβλίο, Περίσιδος και ο Σύριδο. Απόγονος αυτόν θεωρεί το Εριχθόνιος και εξ αυτού ο Ρεχθεύς, ο βασιλεύς των Ελλήνων. Αντίστοιχα έχουμε το Θεό Όρο, που προήλθε με θαυμάσιο τρόπο από τη θεά Ήσιδα και τον Όσυρη, που συμβολίζουν και δύο το σύστημα του Σύριου. Επομένως, το άστρο της Βεργίνας, να καταλήξουμε εκεί, είναι ένα ηλιακό σύμβολο των Ελλήνων όλων, και όχι μόνο των Μακεδόνων Όπως αναφέραμε Και μας δείχνει την επιστροφή Στην πρωταρχική πηγή Από όπου ξεκίνησε Δηλαδή στην επιστροφή της θεότητας Μάλιστα. Είπαμε βρεθήκαν τέτοια κοσμήματα Με το ήλιο της Βεργίνας Με τις ακτίνες αυτές Να επιστρέφουν στο κέντρο Ελληνιστικής εποχής Και σύμφωνα με τον Στίβ Γουίλερ Στο βιβλίο του Ηλιακά Σύμβολα Έτσι τις ψυχές, οι Έλληνες, δηλαδή με τις χρυσού ψυχ αυτό σήμαινε ότι οι ψυχέ αυτέ, ναι. οι απολόνιε ψυχέ τι ήταν για του αρχαίους Έλληνε, Ότι είχαν κατακτήσει την Αθανασία και δεν θα ξαναγύρισαν σε αυτόν τον υλικό κόσμο τη μορφή. Ναι. Αλλά θα επέστρεφαν στο ανώτερο κόσμο από το οποίο κατάγονταν. Γιατί πιστεύαν οι αρχαίοι Έλληνε ότι η γη ήταν. το σώμα είναι φυλακή τη ψυχή. Και δεν θέλαν ξαναγυρίσουν στην ύλη γενικά. Γι' αυτό έρχινε τι ακτίνε να επιστρέφουν στο κέντρο του Ρόδακο που συμβολίζει την ύψη στη Θεότητα. Προφανώς γι' αυτό τοποθετήθηκε και στη Λάρνακα του Φιλίππου του Δευτέρου. Είπαμε ότι στη Λάρνακα του Φιλίππου του Δευτέρου βρέθηκε το άστρο αυτό στη Βεργίνα. Για να δείξει λοιπόν ότι ο βασιλεύς έχει κατακτήσει πλέον την Αθανασία. Γι' αυτό του βάλαν και αυτό το άστρο. Στο Βυζαντινό Μουσείο και σε παλιέ αγιογραφίε έχουμε την εικόνα του Αγίου Χριστοφόρου ως κοινοκέφαλου. Είναι γνωστή αυτή η εικόνα που παρουσιάζει τον Άγιο Χριστόφορο με κεφάλι κοινό σκύλου. Πρέπει να αποτελεί λοιπόν κατάλοιπο της αρχαίας λατρείας προς το άστρο του κοινό. Ο Άγιος Χριστόφορος, ο κοινοκέφαλο. Αυτό να πούμε ότι είναι στο Βυζαντινό Μουσείο, έτσι, ναι, ναι. και το συνάνταμε εκεί. Αν και προσπάθησαν να πούν ότι παριστάνεται τέτοιο ο Άγιος, διότι ήταν πολύ άσχημος. Κάτι που δεν ισχύει βέβαια αυτό. Αυτό συμβολίζει τελικά το άστρο τη Βεργίνας, δηλαδή την επιστροφή. Είπαμε εξ αρχής ότι θα πούμε τη συμβολή στο άστρο τη Βεργίνας, Την επιστροφή των ανθρώπινων ψυχών μετά την περιπλάνησή του στι κατώτερε σφαίρε υπαρξής στην πατρίδα του. Φωτεινέ και λαμπερέ όπω ήταν πριν την πτώση του στην ύλη, αφού έχουν αποβάλει όλα τα τιτανικά στοιχεία από πάνω του. Οι υπόλοιπε θα παραμείνουν στον κατώτερο κόσμο μα μέχρι που και αυτό ο κόσμο θα εκλείψει όπως και τόσοι άλλοι που προηγήθηκαν. Δεν μου λες και... τώρα, για να στο ε, τριγκάρω λίγο. Mm. Το ένα το κομμάτι που θα αναφερθούμε μετά είναι τι ξέρανε οι ζωγράφοι στην αναγέννηση στο Μεσαίωνα και υπάρχουν γνωστά, είναι σε όλους γνωστά mm. και τα λέμε να καταγράφονται πινα, ε, πινάκες mm. και έχουν από πάνω ένα UFO που στέλνει μια δέσμη κάτω, mm. Που mm. Mm. Mm. ένα που είναι σε ένα θαλαμίσκο, θα κοιτάει κάτω και στο πλευρό mm. ναι. Έχει το άστρο της Βεργίνας ναι. Ο Θαλαμίσκος Σε αναγεννησιακούς πινάκες και έχω δει και την εικόνα της Παναγίας που έχει Έτσι και αλλού ναι. Τα λέμε για να καταγεγραμμένα. Το άλλο που κάνω ίντριγκα Χιούμορ είναι το εξής Μήπως ξέρουν αυτοί και σκοτώνονται να έχουν το όνομα Μακεδονία Και οι υπόλοιποι Μήπως έρθουν οι και, νο... και πάνε στα Σκόπια Και δεν έρθουν στην Αθήνα και ξέρουνε κάτι και ο Σόρος και ο Μόρος και ο Τσόρος και ο... Δεν ξέρω, δεν ξέρω εγώ τώρα... Δηλαδή δεν φέρω... πάω να το αναίξω να πούμε Τι παιχνίδι κάνει... παίζεται, ρε παιδί μου Μάλλον δεν είναι πολιτικό το έργο Γιατί όταν θε να μπει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Στον ΝΑΤΟ οπουδήποτε Μπέλης. Αφού είσαι σλάβος Λες παιδιά εγώ θα μπω με το όνομα Κουκουρούκου Γιατί όλος ο πλανήτης Ντε και καλά να Το όνομα αυτό Δηλαδή και είναι το πρόβλημά μα. Άρα, και, αλλά, και δεν το αφήνω τους... ανοιχτό. Εγώ, με τη πω. δική μου κουταμάρα, τώρα Ο το John λέω. Χίλ έχει γράψει σε ένα βιβλίο από Σιοποιητέ του Ούφο ότι όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με του χειριστέ των υπτάμενων δίσκων, πρέπει να μάθουν να μιλούν αρχαία ελληνικά. Ότι οι χειριστέ, δηλαδή των υπτάμενων δίσκων, μιλάνε αρχαία ελληνικά. Ναι. Επομένω. Μπορεί να μιλάνε τα αρχαία ελληνικά, ελληνικά να είναι Μακεντονοφσκιοσέγια ναι. και Σκάσκα. Επιμένως σκα... δεν πρόκειται να ξεγελαστεί κανείς. Εφόσον θέλω μιλάνε... να πω επειδή συμπίπτει σήμερα που μιλάμε για τα θέματα αυτά εμείς από το πολύ από τα το, το Παεθόν, ναι, Συμβαίνουν στην πολιτική έρευνα, σκηνή. Δεν την για τώρα για τα Εννοείται εγώ έχω το βλίος στο έχω 20 χρόνια, Πολύ το... Όταν το πρωτοέβγαλε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ενώ οι ερευνητέ ασχολούνται με αυτά συγκυριακά σήμερα, είσαι εδώ εσύ. Συγκυριακά εντωμεταξύ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Τυχαίο, δεν νομίζω πλέον. Σε δεύτερη φάση, εμφάνιση και γίνεται ένα κακό χαμό μέσα και λε αυτά που λε. Και σήμερα έχουμε πλέον και αυτέ τι εξελίξει στα ναι, πολιτικά δηλαδή, γεγονότα. Δηλαδή, προσπαθώ να το γιώσω εμένα και εμένα να δούμε ξεδί, τι δηλαδή, παίζει. Τα πολιτικά γεγονότα, τι να σου πω. Τώρα θα σα αναφέρω ότι έχει γίνει και στο Γήθια που ήμουν. Ναι να μας, σου σου ζητήματα, Μεργίνας, να μας πεις και προσωπικά σου ζητήματα να μας πεις Να μας πεις δεν θα σε περάσει κανείς για τρελή Τουλάχιστον το μέσα Αυτό είμαι θα άπαντες τρελή Οπότε δεν κινδυνεύεις να πεις ό,τι θες Ναι ναι Λοιπόν ε, τώρα όσον αφορά ότι στην επικοινωνία των εξωγήνων με τη γη Πολύς ότι δεν είναι δυνατή λόγω της αποστάσεω των διαστρικών ταξιδιών ναι. Αλλά δεν υπολόγισαν ότι τα όντα αυτά διαθέτουν μια τεχνολογία ανώτερη από εμά ναι. και μπορεί να ταξιδεύουν με την ταχύτητα ανώτερη και του φωτό ακόμα. Ε, βέβαια, εμεί ξέρουμε αυτή. Αυτή που να ξέρουμε κάποιοι άλλη. Καθώ επίση μπορεί να ταξιδεύουν και με άλλο τρόπο, μπορεί να εσχωρούν στον κόσμο μα ακαριαία μέσω των πυλών που δημιουργούνται, που σχηματίζονται σε οριμένα, ορισμένα μέρη του Σ πλανήτη. Του πλανήτη, τα οποία είναι 12. Ναι, θα έχω τα. Τα έδειξα πολλά. εγώ σε εικόνα στο κώδικα μυστηρίων προηγουμένω. Θέλω να σου πω ότι ήμουν από του. Δεν ξέρω. Ε, τυχερή, κατά κάποιο τρόπο, πιστεύω. Δηλαδή, ναι. Ε, πριν πολλά χρόνια, πάνω από 20, ναι. ε, βρέθηκα μπροστά σε ένα γεγονό φοβερό. Αλλά πριν σας πω αυτό, θέλω να σα εξηγήσω ότι... πώ δημιουργούνται οι χρονοπύλε. για πες. Ότι σε πολλά σημεία του πλανήτη μα ναι. γίνεται συγκέντρωση μαγνητικών δυνάμεων. Και είναι του σχηματίζονται σχηρά γεωμαγνητικά πεδία, δηλαδή πεδία με μεγάλη ενέργεια. το οποίο οφείλονται άλλοτε σε ενδογενή αίτια εντό τη γη, δηλαδή και άλλοτε σε κοσμικέ ακτινοβολίε. Πέφτουν από πάνω οι ακτινοβολίε. Ναι. Βρήκαν λοιπόν με τη χρήση ειδικών οργάνων ότι στα σημεία αυτά υπάρχει ηλεκτρομαγνητισμός μεγάλο. Μάλιστα, Μάλιστα, είχε έρθει και ο μου τη Γερμανία με ειδικού ερευνητέ και είχε κάνει μελέτη πάνω στα παιδεία αυτά. Ναι, λίγο πιο δυνατά για να Είχε, πουλειές, είχε ναι. κάνει μελέτη στα παιδιά αυτά ναι. και βρήκε ότι και στην Ολυμπία έχει πολύ μεγάλη ενέργεια η περιοχή. Και σε πολλά, πολλά άλλα τέτοια σημεία, όντω. Για λέγε λοιπόν. Με αποτέλεσμα σχηματίζουν σχηματίζονται ισχυρά παιδεία που καμπυλώνουν το χώρο και το χρόνο. Ναι. και έτσι... Μπορούμε δυνητικά να επικοινωνούμε με άλλη διάσταση στα μέρη αυτά. Μάλιστα. Έτσι δημιουργούν οι χρονοπύλε. Η χώρα μα είναι διάτρητη από χρονοπύλε από κάθε άλλη χώρα περισσότερο. Αυτό και ο πιο δαή με λίγο κουβέντα με κάποιου σχετικού θα το καταλάβει. Αυτό το γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνε και γι' αυτό είχαν κτίσει πάνω στα σημεία αυτά τα ιερά και τα μαντεία τους Όπου βλέπετε, μαντεία και ιερά ε, είναι κτισμένα πάνω σε τέτοια μέρη. Ε, βέβαια, τι ήταν, άσχετοι. Ο Αριστοτέλης λοιπόν μας το φανερώνει αυτό στα πολιτικά του, όταν λέει ότι τα μαντεία και τα ιερά πρέπει να είναι εκτισμένα όχι κατά τυχη, αλλά βάσει νόμου, κατανανιμημένα, συμμετρικά, δηλαδή εκεί που, που πρέπει. Ακριβώς, το σημείο που πρέπει, ακριβώς. Η μεγαλύτερη εκροή ενέργειας στις χρονοπύλες αυτές γίνεται πότε. Κατά τις ημερίε και τα ηλιοστάσια τότε κλείουν μεγαλύτερη ενέργεια. Δεν λέμε και η λαϊκή παράδοση, δεν φανερώνει κάτι σημαντικό. Κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο που είναι τα Χριστούγεννα, έτσι. Ναι. Τι λένε, ότι βγαίνουν οι καλικάτζαροι. Μπράβο, για πάρτο για αυτό να το κάνα Καλικάτζαροι. Και πότε εξαφανίζονται των φώτων πάλι. Θέλω να σου πω ότι γιατί το λές κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Οι ε, καλικάτζαροι είναι αυτά τα... Τα πράσινα ανθρωπάκια, τα δαιμονικά αυτά που ναι. δημιουργούν καταστάσεις και μόλις αγιαστούν λέει τα νερά, λένε εξαφανίζονται. Έχει μείνει στη λαϊκή παράδοση αυτό. Λοιπόν, μου συνέβη με κάτι σημαντικό και δεν Άμα... ήμουν μόνη, ευτυχώ. Αφού θες να το μοιραστεί μαζί μας. Ναι, θα το μοιραστώ σήμερα, έφτασε η μέρα. Ωραία, άσε Ας... να φτιάξω ατμόσφαιρα, να Φιάξε. βάλω πικεφή που μου ζητήσαν, δηλαδή κάτι γρήγορος. Ναι, ναι. Ε, τους αίρους αρθμούς, λέει το πι και το φι λάβες; δηλαδή Pink Floyd <Κι> και επανέρχομαι αγαπητοί φίλοι αφιερωμένο εδώ στον κύριο αρχέλα μου λέει η Κερποδίνη πι και έχει σήμερα πάρα αυτό αγοράκι μου Κεφή τι θέλεις από μένα ε, Τι απάντηση να δώσεις Εγώ θέλω να συνεχίσει Η Δαγιού να πει Αυτό που θέλει να πει τώρα που είναι προσωπική εμπειρία Και Γουστάρων όλοι μαζί Εδώ είναι πάρα πολύ στο Ελένη να την ακούσουμε Και έχει φέρει 10 κομμάτια Δεν έχει άλλα Στείλτε μου στο τσάτ Στο SMS Στο Messenger Να κρατήσω Να στηρίζετε θα το λέω Τους Ερευνητέ που σκοτώνονται για να συλλέγουν πληροφορίε και εκτίθενται για να του λέμε και όπω. Όχι εμεί, άλλοι δηλαδή. Ελά, μωρε τώρα και τι είναι αυτά. Και τρελή είσαι εσύ, τρελό, ξέρει ανάλογο. Λοιπόν, εμεί έχουμε δηλώσει τρελή, αγαπητοί φίλοι. Οπότε είναι υποχρεωμένοι και οι άλλοι να δηλώσουν ότι δεν είναι και να πάμε σε γιατρού να μα εξετάσουν κάτι αντιπαράσταση. Και τότε θα δούμε ποιο είναι όχι ο τρελό, ο μαλάκα. Λοιπόν. Γιατί αυτού που βγαίνουν στην τηλεόραση τους ξέρουμε Λέμε και για τους υπόλοιπους Που τους βγάλανε στην τηλεόραση Και τους ψηφίσανε για να βγούνε Και τώρα πιαστήκαμε εμείς στα κορόιδα Λοιπόν φροντίστε 20 του μηνός Άπαντες πρέπει να είστε στους δρόμους Παίζετε το έργο τώρα Μπορεί να αλλάξει Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει Από... Δίκη μου μαλακία Έθεροβομανική είναι Από εκεί πέρα τι θα γίνει Δεν ξέρω Λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι έσετε Μαλ. Για πες την εμπειρία σου τώρα Ελένη μου Αλλά μου πει προηγουμένως Τρία πράγματα Πε, Περίοδο ποτέ έγινε δηλαδή Εποχή, δεκαετία του 90 Δεκαετία του 90 Καλοκαίρι χειμώνα έβρεχε Κατά το θερινό ηλιοστάσιο Άρα ήταν πεντακάθαρος ο καιρό, Συν ότι εσείς είσαι συντοποιημένο άτομο Και αν δει κάτι μπορείς να αντιληφθείς περί ως περίπου πρόκειται Παρακαλώ, Εγώ πηγαίνω πολύ συχνά στο ηγήθιο Γιατί κατάγε τη μητέρα μου από εκεί Ήταν η Α είσαι ψιλομανιάτησαν δηλαδή mm. Ο, ναι, ήταν ο παππούς μαθηματικό εκεί πέρα, καθηγητή. Ωραία. Και μάλιστα είχε εκλεγεί είχε για το αστεροσκοπείο Αθηνό. Είχαν δώσει διαγωνισμό όλη μαθηματική και είχε έρθει πρώτο. Αλλά επειδή αγαπούσε τόσο το Αγίθιο, δεν ήθελε να έρθει εδώ στο αστεροσκοπείο σαν διευθυντή και παρέμεινε εκεί πέρα. πάντων. Mm. Είχαμε και το βραβείο που είχε πάρει τα... Καλά έκανε. Λοιπόν, μητέρα μου η καταγωγή είναι από εκεί, ο πατέρα μου από την Καπαδοκία. Ναι. Α, λοιπόν... είσαι η ονομανιά τη, δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό μα έχει κουφάνει. Το καταπέσει είναι... να μαθαίνω κι εγώ, δεν ξέρω με ποιου κάνω παρέα, αργά Ναι, από την Κεσάρια της Καποδοκία ο παππού μου ήταν. Λοιπόν, ε, κατά τη... αυτά τα έχω πει και στο Χαρδαβέλα τότε που κάναμε ναι, ναι, ναι, ναι. για τι χρονοπύλες Εκπομπή και μάλιστα την εμπειρία μου αυτή, εκείνη η ωραία δημοσιογράφο η Όλγα Τάντου. Τάντου, ναι, η Όλγα Τάντου. Την έβαλε από μόνη τη στο Ιντερνετ. Άμα μπείτε χρονοπύλη γήθιο, υπάρχει χρονοπύλη στο γήθιο, τη βγάζει. Ναι. Λοιπόν, Έτσι ανεβάσκε κάτι και στη σελίδα σου. Ναι, στο αυτή που είχε βάλει η Τάντου για μένα, για την εμπειρία μου αυτή, από μόνη τη κοπέλα, ε, το έβαλε στο Ιντερνετ, αυτή έβαλα, ναι. Το έβαλα στο αλμπέντο, ναι, στο. Ναι, ναι, σάκι, ναι το κοινοποίησα ναι. γι' αυτό. Αλλά μια και έχει τη διάθεση τώρα και ο γουστάρει, ναι, πε να πω. το ακούσουμε όλοι να το απολαύσουμε. Ναι, θα το πω γιατί ήταν κάτι φοβερό. Να είναι και καταγεγραμμένο στο φινάλε-φινάλε, mm. φινάλε, ναι. Λοιπόν, ε, ακριβώ είναι η νήσο Κρανάη στο Γήθιο, η οποία είναι ε, ένα νησάκι το οποίο το έχουν ενώσει με το Γήθιο με μια λωρίδα γη. Μπράβο. Το νησί ήταν διάσημο από την αρχιότητα, δηλαδή. Λέγαν ότι εκεί είχε καταφύγει ο Πάρης και ο ωραία Ελένη πριν από το ταξίδι του στην Τρία. Όταν την έκλεψε το, ο Πάρης στην ωραία Ελένη, ότι σε αυτό το νησάκι ήταν το πλοίο που το πήραν για να πάνε στην Τρία. Έτσι λέει η ιστορία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επιπλέον πάνω σε αυτό το νησάκι λένε ότι ο Ηρακλής και ο Απόλλωνας είχαν τσακωθεί άσχημα, τσακωνόντουσαν, γιατί είχε κλέψει ο Ηρακλής, λέει, το τρίποδο του Απόλλωνας και τρίποδος, είναι συμβολικό και αυτό, είναι πόλος του ουράνου τέλος πάντων. Ε, και ο Δίας έριξε, λέει, κεραυνό ανάμεσα τους για να τους συνετήσει και συμφιλιώθηκαν και η ειρήνη αυτή έγινε σε αυτό το νησάκι στην Κρανάη. Μάλιστα. Αυτά όλα είναι ενδεικτικά ότι κάτι είναι αυτό το νησί. Σε, δεν το μετε, σε μεταγενέστερες ε, αναφορές, τρίλους, λένε ότι... Ε, από εκεί εκλάπει η ωραία Ελένη από το Μενενένέννη. Ναι, αυτό σου είπα τώρα. Ότι... Από εκεί. Λοιπόν, πάνω στο Ισάκι τώρα, μα πάει κανεί, βρίσκεται ο πύργο του Τζανετάκι. Μπράβο. Υπάρχει ένα παρεκκλήση του Αγίου Πέτρου που γίνεται. Τώρα το... γιατί είπα μπράβο, το καλοκαίρι έκανα μπάνιο εκεί από μπροστά. Άστο το καλώς. εκεί να. Ήσουν... Ε, είχα πεταχτεί με κάτι... τι, επο... τι εποχή είχε πάει, Ιούλιο, Αγούστου, Ιούλιο. Ιούλιο αγούστο, ήμουν αγούστο. εγώ εκεί. Δεν ναι σε είδα ε, Εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο εκεί Λοιπόν το, υπήρχε το παρεκκλείς του Αγίου Πέτρου και ένας φάρος ναι. Τότε που ήμουν παλιά το δεκαετία του 90 μιλάμε ναι. Μετά τώρα αν πάει κανείς θα δει ότι έχουν γίνει και κάτι εστιατόρια Έχουν γίνει και κάτι άλλα Τότε δεν υπήρχε τίποτα άλλο μόνο αυτά που σου λέω Ο πύργο του Τζανετάκη, ναι. η εκκλησία αυτή και ένα φάρο. Πολύ ωραίο φάρο. Λοιπόν ήταν 23 Ιουνίου βράδυ, το θυμάμαι πολύ καλά Μάλιστα. και το έχω σημειώσει και καθόμασταν στον μπαλκόνι της θείας μου απέναντι από τον ισάκι ακριβώς, παραθαλάσσια δηλαδή, βλέπαμε τον ισάκι. το αγναντεύαμε γιατί μας άρεσε να το βλέπουμε. Ήταν εκει φωτισμένος εκεί ο πύργος αυτός και φαινόταν ε, στο βάθος ο πύργος ε, και ξαφνικά εκεί που ήταν τελείω σκοτάδι μόνο γιατί από μια ώρα και μετά ήταν τελείω σκοτάδι ναι. Ε, βλέπουμε εξαφνικά Ήταν και αργά η ώρα ναι. Ένα πράγμα Ένα φωτεινό όν Που εκκινήτω στριφογύριστα Αλλά δεν ήταν ούτε άνθρωπος βέβαια Ούτε που αυτό βλέπατε πάνω Πάνω στο νησί αυτό μάλιστα. Σαν να βγει και Εκεί σαν μέσα από, από κάπου... το δάσο, από, ναι, πίσω από ήταν η εκκλησία πίσω από εκεί, από εκεί σαν να εμφανίστηκε ναι. Το οποίο μοιάζει ήταν σαν αστέρι να ήταν στη γη Ή σαν αχινός, πώς είναι η αχινή ναι. Αλλά γεθός... ήταν χρυσό, μεγάλο Αφού το βλέπαμε, αυτό είναι αρκετή απόσταση τον νησάκι αυτό, είπαμε μια λωρίδα εκεί, συνδέεται με το γη πώς είπα, Εσύ που πάει Πόσο μπορεί να απέχει, πόσα... 30 μέτρα είναι η προκειμένη που σε συνδέει να πα μέσα από, από, την, από την παραλία. Ναι. Η λωρίδα γη αυτή. Αυτό, ναι. Ε, ούτε 40, ωραία. ούτε. Ε, πέσω ότι ήμασταν 50 μέτρα, 60 μέτρα. Μάξιμον. Ναι. Ναι. Το βλέπαμε πεντακάθαρα δηλαδή. Ε, να... Ήταν πολύ μεγάλο. Πρέπει να ήταν. Πώ είναι αυτό ο χώρο. Ναι. Πόσο είναι αυτή η διάμεση Τρία μέτρα ύψο, α πούμε, δυόμιση-τρία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τόσο ήταν και ήταν πολύ φωτεινό. Ναι. Ε, Μα τράβηξε την προσοχή αμέσω, δηλαδή. Ήρθε ναι. με αρκετά μεγάλη γυναίκα. Ε, Τα χασε, λέει: Τι είναι αυτό. Ναι. Εγώ είχα μείνει έτσι και όλο Τι είναι αυτό. Δηλαδή, μία ερώτηση: Τι άλλη είναι αυτό. Εκείνη γεννημένη εκεί δεν είχε ξαναδεί τέτοιο πράγμα ποτέ τη. Ναι. Βγαίνει μαθρέμα εκεί πέρα. Μια ζωή έμενε, ναι. κάθε μέρα γνάντευε εκείνο το μέρο. Δεν είχε τίποτα ποτέ τίποτα. Όχι. Ήταν κάτι μεταξύ άστρου και αχυνού. Έχει ακούσει το τραγούδι του Νταλάρα που λέει Αν έχει δει άστρο σαν αχυνό. Ναι, αλλά το μπορεί να έχει δει άστρο σαν αχυνό, τώρα θα σου έλεγε Δεν μα έχει δει νταλάρα. Ε... Δηλαδή αυτό το όνομα απαγορεύεται να το αναφέρουμε εδώ. Ναι, αλλά θέλω να σου πω γιατί είχα μεγάλη αυτό πλάκια. το τραγούδι, μου έχει κάνει εντύπωση. Να ήταν ένα άστρο σαν αχυνό που το στριφογυριστά ξαφνικά χάθηκε πίσω από κάτι θάμνου της παραλίας. Ήταν αρκετά μεγάλο. Τα είχαμε χάσει λοιπόν και μετά από χρόνια, πάνω από έρευνα που έκανα, βρήκα ότι οι αρχαίοι Έλληνες στους ελληνιστικούς χρόνους παρήθαν τις Απολώνες ψυχές έτσι ακριβώς με το σχήμα που είχα δει εγώ. Το οποίο είναι σαν το σύμβολο της Βεργίνας, απλώς εκείνο ήταν. Πώς είναι τα, αυτές οι ακτίνες που είχε μπροστά... Ναι, όπως λαμπυρίζει... Ναι. Ναι. Ήτανε στρογγυλό, είχε και πίσω τέτοιο. Πώς να στο πω ολόκληρο... Σα σφαίρα να πούμε... Ναι. Με ακτίνες φωτεινές... Μπράβο, αυτό... Μάλιστα. Αλλά αν το έβαζες σαν επίπεδο... Είναι όπως ήταν το άστρο της Βεργίνας... Σάλαβες... Ναι, ναι... Έχω Ποιες. αυτό το σύμβολο... Όπω το Το, το είδαλοι λοιπόν... Σε κόσμημα... Στην ελληνιστική εποχή τα έχει ένας ο Στίβ Γουίλερ έχει βγάλει ένα βιβλίο ηλιακά σύμβολα και έχει μέσα αυτό το σαν κόσμημα ότι ήταν στην ελληνιστική εποχή αλλά είναι ακριβώς αυτό που είδαμε εμείς τότε. Είναι έτσι στρογγυλό το έχει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το έχουμε στο βιβλίο Ωραία. Επομένως, επειδή μετά καθόμουν και σκεφτόμουν ήταν 23 Ιουνίου το θερινό ηλιοστάσιο και πιστεύω όταν διάβασα ότι ήταν παριστάναν έτσι οι αρχαίοι Έλληνε της Απολώνιας ψυχές ε, λέω ότι μπορεί να άνοιξε εκείνη την ώρα μια χρονοπύλη μια και αυτό το νησάκι θεωρείται ότι είναι ιερό κατά κάποιο τρόπο Έχει ναι, αρισμένο παρελθόν ναι. θα λέγαμε ναι. και μπορεί να εισχώρησε στον κόσμο μας από μια άλλη διάσταση αυτό το, το, το φωτεινόν ναι. και είχαμε ευτυχώ την τύχη να το συναντήσουμε δεν ξέρω αν ήταν τύχη ή αν ήθελε ε, να παρουσιαστεί. Κοίτα άμα έχεις μια εμπειρία, α, την πιο μικρή την πιο μεγάλη ή οποιαδήποτε εμπειρία σε αυτά τα θέματα yeah. και μάλιστα ένα άτομο όπως η πολύ μαλιστα ενα ατομο οπως η πολυ άλλοι, που ασχολείται εμπεριστατωμένα. Yeah. θεωρείται τύχη βέβαια, θεωρείται τύχη. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχουν συμβεί πολλά παράδοξα φαινόμενα στο γήθιο, δεν είναι η πρώτη φορά αυτό. Yeah. Παραδείγματο χάρη, έγινε ολόκληρη εκπομπή το 2008, το Χαρδαβέλα που με είχε καλέσει ναι, για γιατί εμφανίστηκαν οι πτάμενοι δίσκοι στο γήθιο, στη γη των θεών όπως λέει ναι. αυτό έγινε στις 29 Απριλίου ναι. το 2008-09 η ώρα το βράδυ εμφανίστηκαν οι πτάμενοι δίσκοι ερχόμενοι από το Βαθύ μια περιοχή πιο μακριά από το Γήθιο ναι. δηλαδή από από το Βαθύ προς το Γήθιο ναι. αυτοί οι πτάμενοι δίσκοι κάθισαν μετέωροι πάνω από την πόλη αρκετή ώρα Και το ρεύμα κόπηκε. Εγώ από τη γνώση που έχω και τις έχω Όταν... κάνει ξέρω ότι το κομμάτι αυτό εκεί κάτω, η μύτη αυτή α πούμε ναι. είναι πέρασμα θεάσεων πέρασμα, είναι Ναι πέρασμα. γιατί είναι και το τέναρο εκεί στη μύτη ναι. που θεωρείται και αυτό πύλη ναι, ναι όλο μεγάλη. αυτό εκεί, το κομμάτι τα στενά ναι. αυτά όλο εκεί το σημείο του πελάγους από τη μεριά την από εδώ θεωρείται πέρασμα εμφανίσεων τέτοιων ναι. θεμάτων Μάλιστα ο θείος μου εκείνη την ώρα έβλεπε ποδόσφαιρο και αγανάκτησε μου είπε γιατί κόπηκε το ρεύμα. Ναι, και σου λέει: όπου έχασα το μάτσο. Ναι, και βγήκαν όλοι έξω ότι συμβαίνει. Είχε όλοι οι πόλει είναι καλά σοβαροί. γιατί προχτέ κάναμε εκπομπή εδώ με τον Γιώργο. Ανταπόκριση για τη Λίμνα το βράδυ και είγα τι 11.30 ώρα, blackout όλα τα τετράγωνα. Blackout, 34. Και είδαν αυτά τα φωτεινά αντικείμενα ψηλά, τα οποία μείνανε αρκετή ώρα πάνω από το γυμνάσιο τη πόλη εκεί, του γυθίου. Ναι. Και μετά πήραν κατεύθυνση προ το κημητήριο. Το οποίο ναι. είναι και λίγο έξω από το γήθιο. Ε, μετά από το κημητήριο που καθίσανε πάνω, κατέληξαν στην περιοχή της Λίμνης. Είναι μια περιοχή που λέγεται Λίμνη. Ναι. Τα ακολούθησαν πολύ με τα αυτοκίνητά τους μέχρι εκεί. Φυσικά βέβαια φοβήθηκαν κάποια ώρα και δεν πλησίασαν πολύ κοντά. Ναι. Την άλλη μέρα το πρωί πήγαν όμως αρκετοί και παρατήρησαν σε ένα αγρό που ήταν καλυμμένος με βρώμη, είχαν φυτέψει βρώμη. Ναι. Φαινόντουσαν σχήματα πάνω στη βρώμη, στρογγυλά. Ήταν ένα μεγάλο, δηλαδή, ήταν ένα μεγάλο, είπανε και τέσσερα μικρά. Μάλιστα. Και φαινόντουσαν τα σχήματα αυτά πάνω στη βρώμη. Κάνουν λοιπόν λόγο για πέντε άτια. Και τότε, το 2008, πολλέ εφημερίδε το δημοσίευσαν αυτό. Και μάλιστα η Εσπρέσο είχε κάνει, εκτό από το που έκανε ο Χαρδαβέλε τη πύλη του Ανεξήγητου, του είπα. Και με είχε καλέσει μένα και άλλους, Το Γούδι και τα λοιπά Το ναι. Χριστό Γούδι που είπες ότι παντρεύτηκε ναι, ναι, ναι, ναι Και άλλους Είναι ανεβασμένοι στο YouTube ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ε... Είχε... Είχαν πάρει συνέδρια Α, και ο Πιτ Παπαδάκος είναι από το Γήθιο Ο καστός ναι. αστρολόγος ναι. Ναι. Αυτός πήγε λέει και φωτογράφησε Τα αποτυπώματα που άφησαν στο χωράφι Πτάμενοι δίσκοι ναι. Και είναι σίγουρο ότι δεν ήρθαν τυχαία διότι εκεί λέει ε, ε, ε, εμφανίζονται αυτός είναι από την περιοχή και μένει εκεί και ξέρει έχουν εμφανιστεί και άλλες φορές και εκεί υπάρχει αρχαίος ναός που προσγειώθηκαν κοντά υπάρχει κοντά αρχαίος ναός ναι. γιατί λένε ότι οι περισσότερες φορές που εμφανίζονται τα άτια εμφανίζονται σε αρχαιολογικούς χώρους διότι αποτελούν χώρου δύναμη, όπως είπαμε ή μπορεί να είναι σημεία, σημεία δικά του. Ναι, αλλά γιατί είναι γεωμαγνητική ενέργεια μεγάλη, ναι, παίρνε, ναι, μπορεί ναι, να παίρνουν ναι, ναι, ενέργεια ναι, ναι, ναι. και από τη γη και δυνατότητα να μετατρέπονται σε πύλε αυτά τα μέρη και να επικοινωνούν με άλλε διαστάσει. Γι' αυτό ναι. πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη. Κατάλαβε ναι. τώρα, βέβαια είναι αργά η ώρα και ίσω αργά, αργά, αργά γιατί, αργά, γιατί μιλήσαμε. Δηλαδή, θέλω να σα εξηγήσω σχετικά με το πώ δημιουργούνται οι πύλε αυτέ, τι έχει πει ο Αϊστάν, τη θεωρία τη σχετικότητα κτλ. Από αυτή την άποψη λέω ότι είναι αργά, γιατί ο κόσμος των αισθήσεών μας δεν είναι... Δηλαδή οι αισθήσεις μας μας ξεγελούν. Εμείς αντιλαμβανόμαστε μόνο τις τρεις διαστάσεις του κόσμου, Δηλαδή το, το ύψος, το μήκος και το πλάτος. Ναι. Αλλά υπάρχει ένας υπερχώρος γύρω μας που συνυπάρχει με το αισθητό σύμπαν ναι. που βρισκόμαστε εμείς, τον οποίο όμως δεν καταλαβαίνουμε. Υπάρχει δηλαδή τέταρτη διάσταση. Μπορεί να υπάρχει και πέμπτη που δεν το ξέρουμε. Βέβαια. Μπορεί να υπάρχουν 11 η οποία η τέταρτη διάσταση συνδέεται με το χώρο και δημιουργούν την έννοια του χώρο χρόνου. Ναι. Τώρα λοιπόν ο Αϊστάιν πρώτα υπήρχε ο Νεύτων που είπε ότι ο χρόνος είναι σταθερός λοιπόν αλλά ο Αϊστάιν με τη θεωρία της σχετικότητα, θα ισοπέδωσε όλα και είπε ότι ο χρόνος δεν αποτελεί μια ρέουσα ουσία αλλά ένα σχετικό μέγιστος που η τιμή του εξαρτάται από την ταχύτητα του παρατηρητή που κάνει τη μέτρηση Δηλαδή από την ταχύτητα που έχει ένας που παρατηρεί εξαρτάται ο χρόνος Δηλαδή για πολύ μικρές ταχύτητες πάνω στη γη είναι ο χρόνος αυτός που μετράμε εμείς σε ώρες, ημέρες, μήνες Αυτό είναι τα τελευταία mm. χρόνια που είμεις mm. εσύ, να ξέρω και μέσω του τάκη του παπά και άλλων mm. επιστημόνων mm. Εδώ και χρόνια τον Αϊστάιν, τον γκράζουνε διότι παγίδευσε λέει με τη θεωρία ότι τα 300.000 μετά το ευθερόληπη ταχύτητα του φωτός και λοιπά ναι, μπορεί να υπάρχουν και μηλούντε. έχει βγει ο Τάκης παρουσία μου ναι. στην Ερτένα επί διευ... διευθύνσεως Δημήτρη Κωνσταντάρα mm. προ πολλών ετών ε... Και είπε ότι είχε κάνει πο πολύ χρονά πειράματα, ότι η ταχύτητα του φωτός μπορεί να είναι απείρως μεγαλύτερη. Βεβαίως. Διότι είχε το κάνει πειράματα στην Αμερική με κάποιον άλλο συνεργάτο Αμερικανό το ξεχνάω τώρα. Και λέει ότι μπορεί να φύγει ένα σήμα από εδώ, ένα σήμα από ένα άλλο σημείο πιο μακρύ mm. και να έρθει γρηγορότερα. Το λέω χοντρικά τώρα, θα τον έχω εγώ τον εδώ. Να μα τα πει και θα θυμηθώ να κάνουμε εκπομπή τέτοια για αυτά τα θέματα. Μόλις εγώ, ακούει εγώ. το όνομα Einstein ο Παναγιώτη, βγάζει φλίκτενε. <laughs> δηλαδή, ενώ έχει παραλυσία, μπορεί να σηκώθηκε να περπατήσει. <laughs> να μην γελιάσει καθόλου. Επομένω, πρώτα να για να. Όπω και καλώ. για να μην το ξεχάσω, πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα το πω, επειδή είπε τώρα το όνομα του ακαταμάχητου, mm. ήμουνα παρόν αυτόκο και αυτόπτη μάρτυρα με μια παρέα φίλων. Στην πλάκα όπου ο Αυτός τραγουδιστής Ο αριστερός όπως και ο άλλος Ο φίλος μου πήρα από τον τι, Όχι πήρα. λέω για τον ακαταμάχητο τραγουδιστή mm. Λοιπόν Παρουσία μου Με τα αυτάκια με τα ματάκια μου Είπε πριν ε, Πάνω από 30 χρόνια mm. Και σε 5 λεπτά μέσα σε μένα, Σε μια ερώτηση που Εκανάκη στην Ομιγύρη Περί θρησκειών προς θα σου πω τώρα, Περί θρησκειών Περί εθνοτήτων Περί πατριωτισμού κλπ Μου λέει Γιώργο αυτά σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχουν ναι. Μου το είπε ο ίδιος Εμένα Πρώτη φορά το λέω για να είναι καταγεγραμμένο Ο ίδιος Έχω και τις ημερομηνίε Που και θυμάμαι Ο, ο τραγουδιστής, ο τραγουδιστής. Άρα ήταν επειδή δικό του η γυναίκα ναι. του έγινε και υπουργό και λέει: Πού έχετε δει λάθρομετανάστε? Δεν υπάρχουν στην τηλεόραση. Έκανε και υπουργό mm. η γυναίκα του. Λοιπόν, είχα συζήτηση με ρεμπέτια που λέει: Μα έχει κατακλέψει. Δεν παίρνουμε δεκάρα από δικαιώματα. Ο πατέρα ήταν ρεμπέτη και άλλαξε το όνομα του. λοιπον ειχα συζητηση με ρεμπέτες που λεει μα εχει κατακλεψει δεν παιρνουμε δεκαρα απο δικαιωματα ο πατερα ηταν ρεμπετη και αλλαξε το ονομα του αυτο και του άλλαξε τι Λοιπόν, και μου είπε αυτά και επειδή είναι κνέο διοικητή. Mm. Ναι οδηγητής Έχω συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού συγγενείας Που είναι κολλητή Μάλιστα mm. Όλοι αυτοί που είναι τώρα απάνω είναι κνίτες Τι βρίζουν την αριστερά αφού κυβερνάνε mm. Το σώμα το, το, το κόμμα του λαού Τι να σου πω, δεν ξέρω. Και μου είπε αυτά που δια... βλέπουμε σήμερα Τώρα που μιλάμε Όχι ως τίτλους Ως εξέλιξη γεγονότων mm. Δηλαδή, πάρα δεις... πολλά χρόνια πίσω Τι ήξερε το άτομο Μάλιστα. Αυτή είναι η ερώτηση Δηλαδή Ρητορική. το σχέδιο προχωράει κανονικά αυτό είναι Επειδή εγώ. λοιπόν εγώ το είπα Μια και το έπεσα αυτό και δεν το περίμενα Που είναι δική σου καταγραφή Λέω και εγώ τη δική μου γιατί Γιατί και στους φίλους που ξέρω εδώ Από το τσάτ και σε παρέα στενές καινούριου ή παλαιότερους συγγενείς Παντιοτρόπος επαγγελματικού φίλους κλπ 30 χρόνια Mm. Που με κράζουνε και εγώ το απολαμβάνω mm. Που βγήκα δημόσια θέα το 84, 85 και λοιπά Ελένη μου και τα ξέρει, Κατερινίδης και συμμαζεύεται Τους έλεγα και από άλλες αντιλήψεις που είχα Λέω παιδιά μην πάτε μπροστά μπροστάκι θα κοντουλήσουμε Είτε λέγεται πατριωτικό είτε λέγεται μάθηση στα σχολεία Είτε είτε είτε είτε, είτε. Και όλοι αυτοί είναι σαλαμάκια. Ήρθε ο Χουντίνη, έβγαλε τι ποδιές έβγαλε τα αυτά, άλλαξε τα βιβλία, έβγαλε το, βίτα, το αυγό με β', άλλαξε τον κώδικα των το γλώσσο και αυτά. Και όλε οι μανάδε, οι ηλίθιε, είναι ο πλουτοπασό και στην εποχή εκείνη που τα παίρνανε και δημο, έβαλε στο δημόσιο ό,τι κυκλοφορούσε στο δρόμο. Ναι. Και διέλεξε το σύμπαν γιατί αυτό είναι η διάλυση τότε. Πανηγυρίζανε, διότι θα βλέπουν τα Συρία, θα διαβάζουν. Ε, κοσμοπόλητα σελίδα 14 και δεν βλέπαν το παιδί του σαν αμόρφωτο το παιδάκι λοιπόν των 7 ετών το 80 πόσο είναι τώρα κυρία Δαγιού 40 τόσο τα δέοντας τη μαμά σας πάμε διάλειμμα για να μην μας κουνιέται κανείς διότι όταν θέλουμε να μιλάμε ξέρουμε και τι λέμε αγαπητοί φίλοι εδώ απλώς το κάνουμε με πλακίτσα ρε παιδί μου δεν είναι ανάγκη να πούμε να Uh, φωνάζουμε Γι' αυτό είπα όποιο θέλει να έρθει να μας λέει τα δέοντα αντί να πει και πάλι Keep που θα πει Να συνεχίσουμε να μιλάμε Αγαπητοί φίλοι προσέχτε τους στοιχείς <Καιρομαι>. μαθαίνω παντρεύονται οι φίλοι μου Και του στέλνω τις ευχές μου Ολωνόν Με την ευχή μου που λένε Εντάξει Ωραία πράγματα είναι αυτά <Καιρομαι> Αν το 14 τελειάτου Και εμείς ελεύθερε τα δικά μας Να δούμε τι θα κάνουμε Ποια είναι ζωή μας Λοιπόν να πω στο χάρι Και σε κάποιους άλλους φίλους που θέλουν να του κρατήσω βλία Να μου γράψουν SMS Να μου στείλουν 6988 012 839 SMS να έχω με πλήρη στοιχεία ταφκάπα και λοιπά αν είναι από την περιφέρεια για να συνοηθούμε να κρατήσω βέβαια και να αποσταλούν ή στο πριβέ στο τσάτ με κάποιο τηλέφωνο να έρθω σε επάφη με το διαστημόπλιο αν τα στείλω μόνα τους θα χαθούνε ένα δεύτερον καλησπέρα στην Κέρκυρα Γιώργαρα μου μην ανησυχείς συρχετε που λένε Λοιπόν μου αφήσανε εδώ μερικοί Και να στηρίζετε τους ερευνητές Δεν λέγεται Δάγιο είτε Διαμαντάρα Στε Γρηγορίου είτε Γεωργίου Αυτοί παίζουνε μπαλίτσα εδώ Έχουνε συγγραφικό έργο Ενδιαφέρον πάρα πολύ ενδιαφέρον συγγραφικό έργο Πάρτε αυτά Ένα μπουκαλουίσκι κάνει τόσο Και αούα Λοιπόν πάρτε βιβλία Όχι τραλαλά τραλαλό μόνο Λοιπόν, λέω για το χάρη που μου έγραψε στο τσάτ Θέλω πληροφορίες Καλησπέριζο Θεσσαλονίκη Μίλησα στο Messenger, Οκ, okay, θα κρατήσω Λοιπόν, γεια σου Γιοργάρα Θα τα πούμε Έχουμε φίλους παντού Και μου γράφουν εδώ οι φίλες Μου λέει τα έχει αναρτήσει Στον τοίχο του Τι έχω πάθει είναι παιδί μου Και δεν με φωνάζουν ότι στο γάμο του Τινέφτε το πράγμα Καλά ο άλλο εντάξει Υπήρξε ένα περιστατικό Αχνίζων Ο Χριστάρας Αλλά ήταν στη Μάνη Σήμερα έχω διάθεση Ελενίτσα Γιατί ήμουνα στην Παιανία Έριξα γιατί πατσάδε μέσα <laughs> ναι, Με είχε φωνάσει <laughs> Δεν πάει πατσά ποτέ". Α καλά θα σε φωνάξουμε <laughs> Ναι είχα πάει εκεί Ήταν ο Τζάθρο Με την κυρία του και ο, ο, Χτύπησα κάτι μελομακάρονα Τελικά έφυγα Ευχαριστημένο μπορώ να πω. Με Αγοράκι μου να σε καλά, πάντα τέτοια. Λοιπόν, ε, για να δω τι λένε εδώ οι φίλοι στο τσάτε. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στην εμπειρία σου για να το συνθέσουμε. Mm. Και βλέπει ένα πράγμα φωτεινό που εκπέμπει περιφερειακά ακτίνε. Πιστεύω... Αυτό που λέμε σήμερα οπτικά και έχουμε την εικόνα της Βεργίνας δεν ήταν το άστρο τη Όχι. Σίγουρα ήταν. ήταν τη Βεργίνα. Επίτηδες το είπα αυτό. Δεν είναι ο ήλιο του Μεσονυχτίου, είναι κάτι τέτοιο. Δεν πλέει... μου λε την πληροφορία που είπα τώρα ανάποδα, την έχει στο βιβλίο σου μέσα. Ποια πληροφορία. Αυτή που μου είπε πριν να ανοίξω τα μικρόφωνα. Η γη του τάδε, ο τάδε και ο τάδε κλπ. Την έχει ναι, το βιβλίο? Άστο, ναι. Την έχει το βιβλίο. Ναι, βέβαια. Εντάξει, γι' αυτό είπα το άστρο τη Βηθλαέα εγώ, ρε παιδί μου. Λέω, μπορεί να έχει παρεστήσει, να βλέπει ότι σου κατέβει <ΣΣΣ> Γι' αυτό στο λέω. <ΣΣΣ> λοιπόν, είσαι κι εσύ, δεν είσαι στα καλά σου, όπω η Τζάνι, όπω ο Γούδης Όλοι που έρχονται εδώ δεν είσαι στα λοιπόν, καλά. Όλοι, η τζάνη μου είχε πει. Ο, ο, ο Μουσά, όλοι. Ο Θεόδρο Αξιώτη γράφει στα βιβλία του μέσα για την Τζάνι ότι τον είχε βοηθήσει, του είχε στείλει ένα βιβλίο. Δεν γνωριζόντουσαν, ναι. αλλά δεν ξέρω τώρα πώ και τι, είδε καμιά φορά. Το έστειλε ένα βιβλίο που τον βοήθησε πάρα πολύ να γράψει... να επεκτείνει το μυαλό του ξανά, να γράψει τα βιβλία. Βέβαια. Ναι και την αναφέρει μέσα στα βιβλία του. Εδώ η Τζάνη πηγαίνει, είναι γυναίκα. κολλητή και πηγαίνει τη φωνάζει ο Βαγγέλης και πάει σπίτι του έξω και κάθεται για να τον εμπνέει και του λέει πράγματα η Τζάνι δεν είναι ένα τυχαίο άτομο και όμως έχει μείνει μόνη τη με την καλή έννοια έχει τυπίσει το πόδι τη τέχει και κάνα δύο φίλοι την τηλέφωνο μόνο, τρεις ναι. Λοιπόν αύριο θα κάνω κοινοποίηση Γιατί έχω ξεχάσει ακριβώς πως μου το είπε και θέλω να κάνω κουταμάρες ε, Θα χρειαστεί αίμα, κάνει, δεν είναι τιποτα σοβαρό με την έννοια παθολογικά Εκχειριστό, ισχύω Και θα, αν χρειαστεί τίποτα και θα κοινοποιήσω αύριο η είσαι αφυσιοθεραπεύτρια που είμαι Μπράβο Ναι Έχω δει πολλέ τέτοιε καταστάσει. Θα είχε φαγωθεί η κεφαλή του μοιραίου, φαντάζομαι, γιατί δεν έπεσε. Είχε πάθει ένα πρόβλημα από κλωτσέ, από φοιτητέ και τότε προ δεκαετία. Και της άφησε κουσούρι και στο ίδιο πόδι τώρα, ένα λάκο που είχε ανοίξει η από το σπίτι της, Έπεσε. Σκόνταψε και ναι. Οπότε και το χειροτέρεψε και τις το... λέει ο γιατρό: Προχώρα. Δυστυχώ αυτά έχουμε. Λοιπόν, καλησπέριζω ο Ρόδο. Ο Σύριος λέει φαίνεται πολύ έντονα από εκείνο το σημείο της Σπάρτης κατά τα ελιοστάσια μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας είναι κουμπάρας ναι. μου αυτός από τη Ρόδο είχαν αλούτρινο και του το σε ναι, είναι δημοπρασία. είναι η πυραμίδα του Ταϊέτου μην ξεχνάμε. Α πε το για αυτό κοριτσάκι ε, μου τόση ε, ώρα ε. δηλαδή εγώ ανταλέω. Αυτή η πυραμίδα του ΤΕΙΕ, του θέλω να ανέβω επάνω. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Υπάρχει λοιπόν, να ναι μεσης... άλλη διάσταση από εκεί. Έτσι. Ναι, με και... είπα Στο Πριβέ θα Μπορεί μου γράψει να πει κάτι ο Μέχρι και πήγε εκεί. Λε. Νόμιζα τώρα, ναι, περάσει την Ναι. Λοιπόν, ε, θέλω να σας πω ότι όλοι ψάχνουν τρόπο να περάσουν <laughs> Σε άλλη διάσταση που, ναι, ναι. Ξέρεις γιατί το που το βάζω αυτό Δεν του αρέσει η παρούσα διάσταση Ακριβώς. Και θέλουν να πάνε αλλού ναι, Εγώ θέλω, θέλω ναι. να πάω πουθενά θέλω... Εδώ θα μείνω που λέει το τραγούδι Και δεν κάνω πλάκα, ε, το, το λέω με πλάκα Το λέω με πλάκα Όλοι θέλουν να πάνε αλλού Ρε εδώ δεν ξέρουνε που είναι και θέλουν να πάνε αλλού τώρα και αυτός ο κόσμος έτσι όπως έχει καταντήσει. Να κάτσουμε να τον εδιορθώσουμε. Ε, δεν βλέπω να διορθώνεται, τέλος πάντων Ε, εκ των έξωθεν Ναι, γι' αυτό σου λέει εκ των έξωθεν Πρέπει να διορθωθεί αυτό Στην Αθηνά αυτά. και χειρακίνη που λένε βέβαια Ναι, Οπότε αλλά είναι... το χειρακίνη αυτοί το κάνανε Χειραεκίνη <laughs> Κατάλαβε τι έγινε <laughs> ναι. Πού τα βρίσκεις και τα λες Μα που τα λέω, λες <laughs> στην Αθηνά και χειρακίνη Είναι εκείνη Και είναι και με ποια χειρακινείτε <laughs> Αυτό έχουμε κάνει Έχουμε κάνει παλαμιακή τι γελάζε, λένε Είσαι. τώρα, εκπομπή, κάνουμε ή κάνουμε πλάκα Είσαι. τώρα. Δηλαδή, μου αστεία, τι να κάνω. Γελά. Τι αστεία. <laughs> Όταν κάνει χειρονακτική εργασία, πως λέγεται. Παλαμιακή είπε Άρα εκεί το έχουμε ρίξει όλοι και του στέει τώρα ο καθένα. Αφού δεν κινείται κανεί. Όλοι ακίνητοι είναι. Λοιπόν, κάθαμε τη χάρη. Με τσαντίστορα βράδυ. Αντίο. Προχωρά. Θα πούμε τώρα πώ. Ε, ο Αλκμάν, λοιπόν, τον 7ο αιώνα μετά χρυσόμενο, ο αιωνα μετα ήταν κι αυτό από εκεί, από τη Σπάρτη. Είπε ναι. Υπότι... Μπορεί ο κόσμος μας να γερμηνήθηκε από μια σκουλικότρυπα. Ω, τώρα. <laughs> Είσαι η τρικαδόρησα, ρε βαδί μου, τώρα, μες χωρίς σκουλικότρυπα, δηλαδή. Σκουλικότρυπα, αλλά τι εννοούσε σκουλικότρυπα. Είναι ιδίωδος που σχηματίζεται από τις καταρρεύσεις των αστέρων, από τις σημειακές ιδιομορφίες, από τις εκρήξεις, στον Νόβα. Ναι. Mm. Λοιπόν, σχηματίζονται αυτές οι σκουλικότρυπες. Ναι. Ε, μέσα σε αυτέ τι τρύπε που συμβαίνει από τι εκρήξει, ε, καταραίει όλη η μάζα του αστέρου εσωτερικά, δημιουργείται πάβι να έχει φως. Ναι. Όλες οι ακτίνε δεν, δεν μπορούν να διαφύγουν πλέον και καπυλώνονται. Ναι. Και στο τέλος το άστρο γίνεται αόρατο, μια κενή περιοχή, μια μελανιωπή. Στη θέση που πριν υπήρχε το άστρο υπάρχει τώρα μια μαύρη τρύπα. Η μάζα του θα ρουφικτεί μέσα σε μια σημειακή διομορφία ναι. Η οποία μπορεί Μέσα από μια τετραδιάστατη δίωδο Μπορεί να ταξιδέψει Γιατί έψιλον ίσον μη στο τετράγωνο, Δηλαδή η ενέργεια Δεν χάνεται Αυτό ναι γεγονός Δεν χάνεται Μπορεί να ταξιδέψει λοιπόν μέσα από μέσα στο χωροχρόνο και να καταλήξει σε ένα καινούριο σύμπαν που συνεπάρχει με το δικό μας αυτά τα λένε οι επιστήμονες έτσι. το υλικό αυτό μπορεί να ξαναμεταφερθεί πάλι στο δικό μας σύμπαν μετά από μια νέα σημιακή ανομαλία, ε, ανομαλία λευκής οπής όμως του παράλληλου σύμπαντος δηλαδή ε, και υπάρχουν οι μαύρες τρύπε και οι λευκές οπές είναι δύο ειδών κατηγορίες η λευκή οπή είναι αυτή που βγάζει ενέργεια ε, ενώ η μαύρη είναι αυτή που τη ρουφάει μέσα τη. Ναι. Η θεωρία λοιπόν αυτή έχει καταστήσει δυνατά τα διαστρικά ταξίδια. Στο εσωτερικό μια μέλανης ή λευκή οπή, ο χρόνο δεν υπάρχει. Ναι. Και ο χώρο δεν υπάρχουν. Γιατί όσο. Όπω με... το αντιλαμβανόμαστε εμεί, εννοείται. Ναι. Γίνεται άπειρο και ταυτίζεται με την ιονιότητα. Και ένα ταξιδιώτη υποκατάλληλε συνθήκε μπορεί να μεταπηδήσει άπειρες φορές στο παρελθόν ή στο μέλλον, χωρίς να διανύσει καμία χρονική χωρική απόσταση. Α, είναι τα καινούρια αποτελέσματα, ναι. διότι οι ενεργεια ούτε με τη μάζα, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, και επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο, και βρήκαν ότι η ενέργεια δεν χάνεται, άμα λοιπόν το άστρο καταρρεύσει, κάπου πάει αυτή η ενέργεια, δεν εξαφανίζεται. Και βρήκαν ότι ε, έτσι έγινε και η έκρηξη του σύμπαντος. Δηλαδή το Bing Bang μπορεί να προήρθει, είπαν ότι ήταν σαν ένα αυγό που διεράγει. Αλλά τη σημιακή διομορφία η οποία είχε συγκεντρώσει όλη αυτή την ενέργεια και έγινε μια έκρηξη. Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία, αυτή ο χρόνος για το πλήρωμα ενό διαστημοπλίου ναι. που κινείται με την ταχύτητα προς ταχύτητα του φωτός. Κυλάει πολύ βραδύτερα από ό,τι για μας στη γη. Δηλαδή πρώτα πιστεύαν ότι Ό,τι λέει το ρολόι μας που βλέπουμε εμείς τώρα Μπορεί να ισχύει και Αλλού Ναι και για, για αυτού που είναι μέσα σε ένα διαστημόπλιο Και απομακρύνονται δεν είναι Όχι έτσι. δεν είναι έτσι Όσο αυξάνεται η ταχύτητα τόσο μειώνεται Ο χρόνος Εντάξει και όταν φτάσει η ταχύτητα του φωτός Ο χρόνος πάρει να εισπάρει Μη Δεν, δεν υπάρχει χρόνος Δεν υπάρχει χρόνος έτσι, σωστό. Λοιπόν Βρήκανε λοιπόν, ο, βγάλανε ένα εγχειρίδιο του Μάιρς για το διάστημα, για τους αστροναύτες δηλαδή Αναφέρει το ότι 10 χρόνια, ε, αν ταξιδέμενα πλήρω με την ταχύτητα του φωτός Θα σημαίνουν 24 για τους κατοίκου της γη. Όσο απομακρύνει το πύραυλο, αυξάνεται η διαφορά Έτσι, τα 15 χρόνια για το πλήρωμα, αντιστοιχεί σε 80 γήινα Συνέχισε τα 20 χρόνια στο διάστημα αντιστοιχούν σε 270. Τώρα αρχίζουν και αυξάνονται δρα... πάρα πολύ. Τα 25 χρόνια είναι σε 910 γίνα. Δηλαδή 25 χρόνια στο διάστημα είναι αντιστοιχούν... μια χιλιετία στη συνελ... ναι. γη. Και τα 30 χρόνια στο διάστημα πόσο είναι εδώ στη γη. 3.100 γίνα χρόνια. Άρα όλα αυτά που διαβάζουμε στην κλασική περίοδο στην ελληνική γραμματεία είναι πριν 30 χρόνια. Και αυτό... Είναι επίσημο από την NASA, δηλαδή είναι το εγχειρίδιο Μάιρς για το διάστημα. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι δυνατή επίσκεψη όντων από το διάστημα, είτε μέσα από τις μαύρες τρύπες, όπου ο χρόνος μηδενίζεται, είτε από διαστάσεις. Γι' αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνουν διαστρικά ταξίδια για... Ε... Υψηλότερου πολιτισμού. Μα όπω μου θυμίζει που... εδώ ένα φίλο, τώρα για τον Επιμενιδητή που λέει κοιμήθηκε 50 χρόνια και γύρισε ναι. εδώ και δεν βρήκε πίσω κάνανε ναι, 57 χρόνια βρε, Άρα και είναι πώ μετράμε διά. το χρόνο τώρα. Ναι. 57 δικά μας δεν είναι ίδια με 57 αλλού. Βέβαια, Αυτό βέβαια. θέλω να πούμε. Και πιστεύουν λοιπόν οι ερευνητέ ότι οι χειριστέ των υπτάμενων δίσκων χρησιμοποιούν αντιήλοι για να δημιουργήσουν τεχνητά η χείρο του ένα πεδίο που μοιάζει με μικρή μαύρη τρύπα. Ναι. Κατάλαβε. Ναι. Και έτσι στρεβλώνουν γύρω του το χώρο και το χρόνο και μπορούν να εισχωρούν σε άλλε διαστάσει και σε παράλληλα σύμπαντα όποτε θέλουν. Δεν είναι φοβερό. Σωστό. Ε, βέβαια είναι φοβερό. Ξέρει τι λέει ο Λαβιολέτ επάνω σε αυτή τη θεωρία. Ναι. Το βλίο το έχω αστροφυσικό κτλ. Ναι. Ελάνε. Ότι ο βιολογικός κύκλος του ανθρώπου α πούμε 80-85 χρόνια όπως το μετράμε εμείς ζωής για το περιβάλλον είναι 24 δευτερόλεπτα. σκέψου, Ένα μικρόβιο είμαστε. που σε 24 δεύτερα είναι όπω ένα κουνούπι. Γίνεται έτσι, έτσι και αυτό πεθαίνει. Τα που λέει ζωή 24 Ναι. Ε, mm. Και έχει σημασία διότι έχουμε. Είμαστε μας έχουν κάνει να πιστέψουμε ότι κάτι είμαστε είμαστε ναι. μικρόβια και ακούσε Αυτά που ακούγαμε τα τελευταία 30 χρόνια Της διθενιάσα τη φίλη Ξέρεις ποιο είμαι εγώ ρε Ένα μικρόβιο είσαι <laughs> μαλάκα Και δεν το χεις καταλάβει <laughs> Και μόνο που δεν έχει ανακαλυφθεί Το σωτήριο της γρίπης Και είμαστε όλοι τάβλα με τη γρήπη Αρκεί Έλα, να ναι. σου πει Ότι είσαι ηλίθιος Δηλαδή είσαι ηλίθιου <laughs> Γιατί γελάζεσαι εσύ, Ελένη, συνεχίζει. Κάτσε δηλαδή. και λίγο. Ε, ναι, δεν θέλω να είσαι αναχωρημένη φίλη μου, εμένα και σου ανακοινώνω τώρα. Έχω πρόταση γάμο από ένα φίλο μου από την Κέρκυρα. Από σε, σε ο, Μου έκανε πρόταση, πρόταση, πρόταση γάμο στο Messenger, ναι. Άντρα. Ε, άντρα. Τι θα είναι. Εγώ είμαι χειρουργημένο. Οπότε λειτουργώ εκ του ασφαλτού. Ο Γιώργο, σε την Κέρκυρα μου Είναι η Γιώργαρά μου και στα δικά μα. Άντε να προχωρήσουμε εις γάμων κοινωνία Δηλαδή κατάλαβε τώρα <laughs> <laughs> Την πιο σοβαρή εκπομπή Που να την κάνουμε με χιούμορ και να περνάμε ωραία Τη ε, φίλη, ε, ε, ε. Αυτή είναι η στόχευση Δική μου και επειδή έχει επιτευθεί Είμαι ευτυχής δεν το κρύβω Λοιπόν με Γίγαντες φίλους ερευνητές Εδώ και το ξέρετε πολύ γαλά Έλα Ελένη λέγε Λέω, λέω, αλλά κάποτε πρέπει να σταματήσω. Λοιπόν, ναι, γιατί πρέπει να φύγεις, γιατί ναι. ανησυχώ αργά βράδυ και τα ε, λοιπά. Θα πάρεις σαν και μην ανησυχείς, εντάξει. Λοιπόν. λοιπόν, τέτοια περίεργα φαινόμενα παρατηρήθηκαν φυσικά και στο τρίγωνο των Βερμούδων, όπου ξαφνικά παρουσιάζονται κενά και στρεβλώσεις του χώρου και του χρόνου. Φαίνεται ανοίγουν πύλες ορισμένες φορές και έτσι δίνουν τη δυνατότητα να περάσουν όντα οι αντικείμενα σε άλλες διαστάσεις. Αντίθετα από το δικό μας κόσμο να πάνε αλλού. Ναι. Και ο Θεόδρος Αξιώτης πιστεύει ότι εκεί υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας γης Σύριου στην περιοχή αυτή, ναι. όπου η μάζα μηδενίζεται και μπορεί κανένας να διανύσει με το εθερικό του σώμα τεράστιες αποστάσεις από χρόνο. Ναι. γεγονό που δικαιολογεί και τις απότομες εμφανίσεις και εξαφανίσεις υπτάμενων δίσκων στο σημείο αυτό Η μυθολογία το γνώριζε τα γεγονότα αυτά με τις μαύρες τρύπε. Και τις παρουσιάζανε σαν κάτι που καταβροχθίζει Α, Ή με τη μέδουσα που πέτρωνε όποιον έμπαινε στη σπηλιά της Με τους δράκους και λοιπά, ναι. δηλαδή με τα φυσικά όντα ναι, Ή συμβολικές λέξεις να πω, μάλιστα Μπράβο. Ο διάβλος αρχίζει δυτικά από το τρίγωνο του διαβόλου και φτάνει στα δυναμικό πεδίο του Σύριου, εκεί. Μια εξήγηση λοιπόν για το φαινόμενο των υπτάμενων δίσκων και των οντοτήτων που τα κατευθύνουν είναι ότι πιθανό να είναι οι εναπομείναντες ενός υψηλού ελληνικού πολιτισμού που κατεστράφει είτε στη γη είτε στο διάστημα ναι. και επειδή ο χρόνος είναι σχετικός για αυτούς κυλάει πολύ αργά. Ναι. Ενώ εδώ στη γη ο χρόνος για τους ανθρώπους έχει άλλου ρυθμού. Σουστά. Γιατί είπαμε 30 χρόνια εκεί είναι 3.100 εδώ. Ε, βέβαια. Η διαστολή του χρόνου φαίνεται και στη... έχει διατηρηθεί και στην Παλιά Διαθήκη ανεφέρνουν εκεί. Δηλαδή άμα είσαι 60 χρονών διαστημικός, mm. έχεις 6.500 7.000 χρόνια ιστορία. Να το, πως βγαίνει ε, ο δε. συλλογισμός ναι. του πολιτισμού που βλέπουμε Ακλώς. τα κατάλοιπα. Λέγεται λοιπόν ότι ο προφήτης Ισαΐας εκλήθη από το Θεό στον ουρανό. Ναι. Εκεί δε λοιπόν την αιωνινότητα Όταν ο άγγελος του είπε Έλα πίσω να πάμε στη γη Εκείνος απόρρισε και είπε γιατί τόσο γρήγορα Είμαι μόλις δύο ώρες Ο άγγελος τα απάντησε Ότι είσαι 32 χρόνια Τι δύο ώρες ναι. γίνα Τότε κατάλαβε λέει Ότι άμα γυρίσει στη γη μπορεί να πέθανε Και του λέει ο άγγελος Μη φοβάσαι δεν θα είσαι γέρος Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό έχει διατηρηθεί η διαφορά του χρόνου και ναι, αυτό τα η, κείμενα Δηλαδή ναι. ξέρανε και κάνανε και χιούμορ Ναι, ναι ναι. Μη φοβάσαι ναι. δεν θα είσαι γέρο. Ναι, ναι, ναι Δηλαδή λοιπόν, είχε διαβάσει... διαβάσει το πορτρέτο του Ντόριαν Γκραή αυτό <laughs> ε? Λοιπόν ο Βέλγος Λεμέτ το 1927 διατύπωσε τη θεωρία του Μπιγ Μπάνκ. Τη Μεγάλη Έκρηξη ναι. όσον αφορά στη δημιουργία του σύμπαντο. Ναι. Όπου σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία αυτή υπήρχε ένα αρχικό άτομο, το κοσμικό αυγό που λέει η μυθολογία μα. Ναι, το. Ναι, το πολύ μεγάλη μάζα και πυκνότητα που εξεράγει και δημιουργήθηκε ο κόσμο. Όλη η ενέργεια και η σύμπαντος ήταν συγκεντρωμένη σε αυτό το υπεράτομο ναι. που ταυτίζεται με μια σημειακή ανομαλία που δημιουργείται στο εσωτερικό μια μαύρη ή λευκή Ναι. Τη στιγμή τη έκρηξη γεννήθηκε ο χρόνο και ο χώρο. Πριν 10 έως 20. Δι... γύρω στα 20 δισεκατομμύρια χρόνια. Έτσι. Τότε γεννήθηκε ο χώρο και ο χρόνο. Πριν δεν υπήρχαν πριν τη μεγάλη έκρηξη. Ναι. Πριν από τη μεγάλη έκρηξη θεωρείται άχρονο το, το ότι υπήρχε. Όμω δημιουργείται το ερώτημα, από πού προερχόταν η ηλικία ενέργεια, η οποία διαμέσου το σημειακή ιδιομορφία δημιούργησε το σύμπαν. Αυτό είναι το ερώτημα. Πολύ πολλοί επιστήμοι κατέληξαν ότι μπορεί να προερχόταν από μια λευκή οπή που ανήκε σε ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο επικοινωνούσε με το δικό μας μέσω της σημιακής ιδιομορφίας, δεν είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μένει κάτι αναμπάντο ότι πριν τη μεγάλη έκρηξη πρέπει να υπήρχε ένας άλλος κατεστραμμένος κόσμος που διοχέδευσε αυτή την ενέργεια σε εμάς. Ναι. Και εδώ και έγινε αυτή η έκρηξη. Επειδή όμω και οι μέλλανε οπέ έχουν σημειακέ διομορφίε, μπορούν να δημιουργούν νέα σύμπαντα. Δεν είπε ο Στίβεν Χόγκινγκ μαύρε τρύπε και σύμπαντα βρέφη. Ότι οι μαύρε τρύπε δημιουργούν σύμπαντα βρέφη. Σύμπαντα βρέφη. βρέφη νεογέννητες μορά... δημιουργίε δηλαδή. Νεογέννητα, ναι, ναι, σύμπαντα. Μάσα. Και στι δύο περιπτώσει υπάρχει δυνατότητα ο κόσμο να προέρχεται από έναν άλλο κόσμο. Ναι. Που συνεπάρχει με το δικό μας Αλλά δεν τον βλέπουμε Γιατί οι αισθήσεις μας είναι, είναι απατηλές, περιορισμένες είναι, απατηλές, είναι περιορισμένες Και μετά μου λένε με ένα μάτριξ Και να φύγουμε από εδώ λέει, Ρωτάνε καμιά φορά στο τσάτ στο Δηλαδή τώρα εμάς μας βλέπουν ναι, Όπως θέλουν Ναι, ναι εδώ είναι παράλληλοι Και δηλαδή, εμεί δεν βλέπουμε στα τρία ναι μέτρα ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Έτσι λοιπόν άσε τώρα Με πήγε αλλού μου είχε αναλύσει η μπάρμπα μου για το Μάτριξ όταν ήμουν 15 και τώρα βλέπω άτομα να, μετά από σα 30 χρόνια ξέρω εγώ και λένε να πάμε λέει σε άλλο Μάτριξ γιατί εδώ δεν ξέρει τη διπλανή γωνία που είναι το περίπτωνα να πάει λέει, σε άλλο Μάτριξ. Λέει δηλαδή, γιατί η κουτούλα, η ματέα τρελά. <laughs> δεν μπορώ άλλο. Η γρία γυναίκα, δεν μπορώ άλλο. Βάσει αυτού λοιπόν, πολλοί ερευνητέ υποστηρίζουν ότι οι υπεράνθρωποι πετούν στο διάστημα είναι άνθρωποι ενό υπέροχου προκατακλεισμού πολιτισμού. Που ενώ εγκατέλειψαν μετά από καταστροφέ τη μητέρα Γη για να ζήσουν στο διαστρικό χώρο, συνεχίζουν να μα επισκέπτονται. Άλλοι πατέ, κατέληξαν πάλι στη θεωρία των παράλληλων κόσμων. Δηλαδή, είναι αυτέ οι δύο εξηγήσει. Ή του παράλληλου ύπατο, ότι δηλαδή mm. οι πτάμενοι δίσκοι δεν ανήκουν στον κόσμο των τριών διαστάσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα όντα αυτά πρέπει να είναι άειλα. Ζουν και κινούνται σε ένα άλλο κόσμο. Ναι. Παράλληλο με το δικό μα, όπου υπάρχουν περισσότερες από τρει διαστάσεις μπορεί να είναι άλλου είδου ενέργειε, εσύ, ναι. Ελένη. Ε? Ναι, να, είναι, να μην είναι ύλη τόσο σαν και τη δική Αυτή να... που αντιλαμβανόμαστε εμεί. Ελαιική ύλη να είναι. Μπορεί Μουλές... σε κάποια μακρινή εποχή Όμως να διέθεταν ναι. φυσικό σώμα. Αχ. Mm. και μπορούσαν η και. έχει προκύψει εξαϊλώθηκαν... μετάλλαξη, να το πούμε έτσι. Ναι, αλλά η νέα του κατάσταση δεν εξαφάνισε την αγάπη και το ενδιαφέρον για τη γη και τους υπόλοιπου σκλαβωμένους κατοίκους εμάς στο περιβάλλον ναι, Άρα όπως το θέτεις τώρα να πάμε στη προηγούμενη δεσμιση συζήτηση που λέει ότι η γη είναι μια φυλακή και εδώ είμαστε εσ... όχι εχμαλώτη, σκλαβωμένοι σε αυτό το περιβάλλον. Και τώρα το συνδέζουμε με τις Απολώνιας ψυχέ και με το άστρο. Της... Δηλαδή... Μπορεί κάποτε να υπήρχε ένα φυσικό σώμα όπως έχεις εσύ εγώ ναι. Να εξαϊλώθηκαν Δηλαδή μετά θάνατον τέλος πάντων mm. Αλλά Εκεί πάνε οι και γόνονται οι θρησκείες ναι, Στην κουβέντα στη που είπες Δηλαδή μερικοί έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν δεν να σου το πω ναι. Υπάρχει και αυτή η εξήγηση η, Γιατί Όπως λένε και... κάποιοι οι αλήτες του διαστήματος υπάρχ... Περιφέρονται και κάνουν ναι. ότι γουστάρουνε Υπάρχουν και τα γέννη που ανέφερε ο το χρυσό, το αργυρό. Τα πέντε, ναι. ναι το... Αυτό είναι, να κατάγονται από τα γέννη τα πιο εθερικά ναι. κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια μπορεί να νιώθουν και υπεύθυνοι διότι όταν κάποτε ήρθαν στη γη σε εθερική μορφή αυτή ναι. και βρήκαν το ανθρωποειδές εδώ και το μετάλλαξαν σε σόφρον άνθρωπο, που μπορεί να διέπραξαν κατά κάποιο τρόπο. Α, και... Αστοχία. Πώ είμαστε, γιατί... αστοχία ή λιγούρε, δεν μπορεί, ναι, μέσα... δεν μπορεί να 7 δισεκατομμύρια το κλαϊκεύω. Με μόρφωση, με προέδρου, με μέμε, με. με να είμαστε ω γίνα, όντα οι σύγχρονοι άνθρωποι τόσο μαλάκε. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει μέσα, σόφρον δε... άνθρωπο σήμερα ναι. παγκοσμίω. Γιατί, όπω λέει και ο Πλάτων υπάρχει το αταυτόν και το έτερων η ψυχή του ανθρώπου. Ε, μέσα μα έχουμε και θεϊκά στοιχεία και τιτανικά. Ναι. Εντάξει και γι' αυτό γίνεται μία πάλι στην ψυχή του ανθρώπου μεταξύ αυτών των δύο. Υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις που ε, θέλουν, ε, τους ενδιαφέρουν οι άνθρωποι α, η, η ψυχική τους ενέργεια τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, ναι. όποιοι πάρουν, είναι, γίνεται ένας αγώνας μεταξύ των παρατάξεων ναι. του φωτός και του σκότου. Χι ναι. θα πάνε με το φως και χι θα πάνε με το σκότος. Γίνεται ένα πόλεμο. Γιατί όποιοι περισσότεροι άνθρωποι πάνε με το σκότος θα δυναμώσει το σκότος. Ναι. γιατί τους ενδιαφέρει ενέργεια ψυχική δυναμώνουν από την ενέργεια τη δική μας αυτή με ρωτάνε τη Γερμανία ναι. υπάρχει περίπτωση να συμβαίνουν και οι δύο καταστάσεις μπορεί να συμβαίνουν και οι δύο καταστάσεις Λέμε, αν το έχει υπόψη σου και είναι ανάγκη να απαντήσει με την εννοία ότι τα ξέρει όλα. Λέμε Δεν τα ξέρω. Πάνω κάνω... στου συνειδημού που εσύ γνωρίζει ναι, καλύτερα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν αυτέ οι δύο καταστάσει. να έρχονται από παράλληλου κόσμου ναι. ή να είναι υπεράνθρωποι. Δηλαδή υπήρχαν σε ένα προκατακλισμένο πολιτισμό. Αλλά είπαμε ότι είχαν έρθει και απ' έξω. Υπήρχαν έναν ανθρωπισμό. Πιστεύει στη σε... θεωρία των παράλληλων συμπάντων. Πιστεύω ακράγματι. Πιστεύει. Ναι, Δεν θέλουμε το ανοίξουμε τώρα. Mm. Ε, η άποψή σου για το Μάτριξ Με ρωτάει εδώ η φιλενάδα μου η ε, Η άποψή μου για το Μάτριξ Είναι αυτό Ότι υπάρχει το Μάτριξ εδώ Ότι είμαστε σκλαβωμένοι ναι. Και ότι Πιστεύω σε αυτό που είπε ο Πλάτων Για το σπήλαιο Ναι πρέπει να έρθουν και φωτεινέ ψυχές Για να μας α, βοηθήσουν α, Και οι άνθρωποι Άμα αντιληφθούν ότι είναι σκλαβωμένοι Τότε θα ελευθερωθούν Όσο δεν το αντιλαμβάνονται θα παραμένουν Ναι, έτσι. αλλά πώς θα ελευθερωθούν. Μπορεί να αντιληφθώ κάτι, αλλά μετά να έχω και τη γνώση να πράξω κατά... Μα η γνώση. Κατά, η κατά γνώση το... θα ενώσει... Διότι αυτοί στηρίζονται στην άγνοια των ανθρώπων και κάνουν ό,τι κάνουν. Τώρα, άμα θέλουν να βάλουν σε όλου του ανθρώπου ένα τσιπάκι και το δεκτούν. Εκεί δεν πάει το έργο. Ναι. Θέλω να σου πω, δεν θα υποδουλωθούν. Δηλαδή, από τη μία λέμε. Μα ότι... δεν μπορεί να κάνει κάτι πλέον. Στο παίζει κυβερνητικό νομοθέτημα παγκοσμίω μιλάμε. πριν από χιλιάδε χρόνια που είχε γραφτεί αποκάλυψη, αναφέρεται στο τσιπάκι και τώρα γυρίζουμε σε αυτό. Δηλαδή, βαδίζουμε προ τα εκεί. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Άρα, πάμε να συναντήσουμε το παρελθόν μα, α πούμε. Ορισμένα πράγματα φαίνεται είναι να γίνουν Γίνεται ένας πόλεμος μεταξύ του φωτός και του σκότους Και κοιτάνε τώρα Σωστό, το καλό και το κακό που λέμε Ακόμα ναι, και στον κυματογράφο Ποιοι θα ψυχές Γι' αυτό γίνεται ένας αγώνας για τις ψυχές Τώρα βάζουν σιγά σιγά να τα πληρώνουν όλα με κάρτες Σε λίγο θα καταργηθεί το χρήμα ναι. Δεν, θα να... Δεν θα υπάρχει χρήμα ναι. Σε λίγο θα μπουν και οι κάρτες Δεν αλλά θα βάλετε ένα τσιπάκι. Για να μην σα το κλέβουν και οι κλέφτε. Ναι. Βάλτε το τσιπάκι. Μα ήδη το έχουν δε... ξεκινήσει τα σκυλάκια. Ναι. Από τη δεκαετία Σε λίγο του. Και τα βάζουν στου φυλακισμένου. Υπάρχει για να φέβουνε, φέξε, ελληνικό Τα βάζουν στου ηλικιωμένου για να μην χάνονται. Ναι. Δηλαδή έτσι κάπως Σε ίσως... πάει μέσα από τη λύπη και ναι. τη ανθρωπισμό. Δηλαδή πα να τσιπάκι τη γιαγιά σου, μην τη χάσει. Ναι. Εκεί... Και μετά σου έρχεται και εσένα. <laughs> Γιατί θυμάμαι, εγώ το ξαναπεί. <laughs> Σκανδαλίδη υπουργό. Ναι 2003 προς 4 νομίζω στο κανάλι 1 ΦΕΚ Δεκέμβριος της μιας χρονιάς και έλεγε η ανοχή ήταν εξάμηνη το Μάιο Τσάλισονιάς υπο, υποχρεωτικό τσιπάρισμα σταϊκό στα 20 ζώα γάτα, σκύλο κλπ και, λοιπά. Ναι, είδες, και ζήταγε δύο σαν... σελίδες mm. δύο σελίδες ζήταγε ενημέρωση για το σκυλάκι ας πούμε ονόμα αυτά, ιστορίες κλπ και, και 7 σελίδες Πρόσκοψη, σου λέω ναι. για το αφεντικό. Α, ε, ναι, ναι, και πάνε πρώτα στου ευαίσθητου ναι. ανθρώπου, δηλαδή στα πιτσιρίκια και στου παππούδε. Και λέει: Μην χάει το σκυλάκι τώρα και ναι. στεναχωρηθεί και το γατάκι σου ρίχνει ένα τσιπάκι. Μετά από δέκα χρόνια, σου άλλο και σένα. Ναι, μπορεί και οι εταιρείε, μου φαίνεται στη Σουηδία και από ξεμερισκέ εταιρείε στο εξωτερικό θα υποχρεώνουν του υπαλλήλου, λέει, για να βάζουν τσιπάκι. Για, για το... να ανοίγουν οι πόρτε να πα mm. τη δουλειά σου. Άσε, άσε, Άρα καλύτερα και στα να βουνά. Να είσαι τώρα και εσείς σε αυτόν τον κόσμο. Άρα <laughs> καλύτερα στα βουνά και στα σπήλαια. <laughs> γιατί ημένα, η κοσμοθέασή μου είναι χύπικη, δηλαδή χαιστήκαμε. Δεν τρέχει τίποτα. Λουλουδάκια και συζήτηση και όμορφα. Και όχι στην παγίδα που μας ρίξανε. <laughs> Α, <laughs> αυτό είναι η νεοπλουτίαση τη διθενιά του Πιο Μεγορέ. Ένα τσιπάκι και όπω είπε ο Γιάννουλάκη στην περασμένη εβδομάδα, είσαι ένα πιν. <laughs> Τέλος. Είσαι ένα αριθμό. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, θα συνεχίσει να είσαι πίν. Εάν το αντιληφθείς μπορεί να διαμορφώσει λίγο την προσωπική σου ζωή, κάπω ή την ψυχολογική. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, για να το τελειώσουμε τώρα αυτό το θέμα, είναι... δεν τελειώνει το θέμα. Είναι ατελείωτο. Τώρα αρχίζει. Αλλά ναι. Γι' αυτό πολλοί υποστηρίζουν ότι οι εξωγήινοι όντα αποτελούνται αποκλειστικά από ενέργεια και έχουν την ικανότητα να εσχωρούν και να προσαρμόζονται σε κάθε είδο παράλληλου κόσμου. Όποτε χρειάζεται εφόσον από τη φύση του ανήκουν στο ολοκληρωμένο σύμπαν, όχι δηλαδή στις τρει διαστάσεις, καθώς είναι άηλα και ενεργειακά όντα. Όπως είπε ο καθηγητής Χέρμαν Ορμπερθ, λοιπόν αυτός ο πατέρας αστροναυτικής, υποστηρίζει την άποψη της θεθερικής θεωρίας, σύμφωνα με την οποία είναι εξωγήνοι μορφέ μορφές ζωής που διαθώτουν λεπτότερη ατομική πυκνότητα με διαφορετικό κραδασμικό επίπεδο. Υπάρχουν οντα που κυβερνούν κοσμικά οχήματα ανάμεσα σε γαλαξίες και σύμπαντα ναι. σε ασώματες σφαίρες. Και αυτά τα έγραφε ένα βιβλίο το Άσπις, δεν δηλαδή ξέρω αν το είχες ακούσει, ναι. ότι ναι υπάρχουν εθερικά όντα που ε, κινούν, ανά, δηλαδή γινάνε γαλαξίες σύμπαντα, είναι εθερικές μορφές και μπορούν και εισχωρούν και σε άλλους κόσμους και στο δικό μας, κατάλαβες. Εννοείται. Mm. Το ολοκληρωμένο σύμπαν με τις ίδιες στάσει δεν είναι κενό, αλλά υπερπλήρε, εφόσον περιέχει τον κόσμο μας και αναρρίχνει τους άλλους. Αυτό έχει σημασία. Ο θρίευος του φωτός επί τους κότους, η εξύψωση του ενσαρκωμένου όντω γίνεται μέσω των πολλαπλών καθάρσεων, όπου μετασχηματίζεται η πυκνότατη ύλη σε λεπτοφύη μυελό της πονδυλικής ύλησης. Μάλιστα. Η πνευματική αναζήτηση του ανθρώπου οδηγεί στη θέωση. Έτσι. Οι πύλε στον ανωτέρω κόσμο να ανοίγουν τον πρέποντα χρόνο και σε καθορισμένα μέρη για να διέλθουν οι φωτεινέ απολόνιε ψυχέ, όπω αυτή που είδα εγώ. Ο Κέλσος και ο Ριγέννη αναφέρουν στα βιβλία του ψυχέ που ανέρχονται και κατέρχονται στι πλανητικές σφαίρε. Στον ποιμάνδι υπάρχουν 7 ζώνε που αναρριχάται η ψυχή μέχρι να εξαγνιστεί. Στα μυθραϊκά μυστήρια το γεγονό αυτό το παρίσταναν με μια σκάλα 7πύλη, που στην κορυφή τη είχε μια άλλη πύλη που συμβόλιζε την απολίτρωση. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Η αρχαίοι ιερείς μέρη που είστε ότι γινόταν η ένωση του κόσμου μας με άλλες διαστάσεις, όπως είπαμε, κατασκεύαζαν ναούς με πύλες και ομφαλούς, όπως είναι ομφαλός στους Δελφούς. Βρεθήκαν λοιπόν τα σημεία αυτά που μετρήθηκαν ότι υπάρχει μεγάλη ενέργεια, ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ναι. Οι κολόνες που κάνανε το... τα τρίγωνα των ναών, τραβούσαν την ενέργεια του ήλιου και τις διοχέτευαν στις κολόνες. Είδες, τρίγωνα, είχαν κάθε να είχα αυτό ναι, το ναι, ναι, τρίγωνο. Ναι, ναι, το ναι, ναι, ναι. το τρίγωνο αυτό το φοβερό. Ε, λοιπόν, τις διοχέτευαν στις κολόνες την ενέργεια του ήλιου. Αυτά Οι κολόνες είχαν αυλάκια, όπου συγκεντρωνόντουσαν στο έδαφος. Που γινόταν η συγκέντρωση τη ενέργεια του ήλιου από τι κολώνε, από τα δηλαδή, βλάχια και Η κολόνα σέρια. θα λέγαμε, ήταν ο συσσωρευτή ενέργεια. αυτό. Και τα λούκια ήταν η κατέθεση ενέργεια στο, στο, στο γήινο Μαι, περιβάλλον. Στο έδαφο. Οι κολώνε ναι. του Παρθενώνα ήταν μέσα κάθαρσης και συσσόρευση κοσμική ενέργεια. Ναι. Και φτιάχναν του οφαλού, λοιπόν, για να δηλώσει την επικοινωνία των δύο κόσμων και την επαφή με τη Θεότητα. Το, εκεί γινόταν η επαφή. Των δύο κόσμων, δηλαδή και τα αντίστροφα ε που βλέπουμε, αυτό συμβολίζει. Ακριβώ. Την ένωση των δύο κόσμων. Οι ομφαλίοι αυτοί είχαν πλεγμένο ένα δίκτυο γύρω του που έδειχνε του ηλεκτρομαγνητικού διάβλου ανάμεσα στα άστρα. Δηλαδή, ξέρανε και τα διαβάζανε του ομφαλίχου. Άμα δει και τον ομφαλό το αδελφών, έχει δίπλα, γύρω του ένα πλέγμα. Κάτι διάβλους. Ναι. Επιπλέον λοιπόν ανακάλυψε... Αυτά που βλέπουμε σαν σκαλισματάκια διακοσμητικά ναι, ναι. δεν είναι. Αυτά. Είναι άλλα πράγματα. Mm. Σε ακούνε από την Αμερική, από τον Καναδά, από την από τη Λατινική Αμερική. Mm. Δεν λέω όλη την Ευρώπη από πάνω μέχρι κάτω μέχρι την Κύπρο και στην Αυστραλία. Για καταλάβει τι γίνεται, γιατί γουστάρουμε αυτά τα θέματα και πρώτο εγώ να ξέρει. Ότι... Και θα έρχεσαι συχνότερα, Ελενίτσα μου, εδώ. <laughs> Ωραία. Τότε να σταματήσουμε για σήμερα. Σταματήσουμε. Απρόσω... Ναι, ναι, γιατί είναι αργά, πρέπει να φύγει, Ναι, είσαι κεκλειωμένη. Ναι και... Θα σταματήσουμε ή να ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο. Όντω, εγώ θα παίξω επανάληψη στην εκπομπή. Mm. Μπορώ να την παίξω και μετά τι 12, εάν οι φίλοι παραμείνουν μέσα και κάποια από άλλε. Κάντω να πω ότι τα ταξίδια μέσα στον χρόνο είναι γεγονό. <laughs> επιβεβαιώνονται από αρχαία κείμενα και διατηρήθηκαν μέχρι την εποχή μα. Υπάρχουν προφητείες που λένε ότι αυτό που υπήρξε θα ξαναγίνει. Δηλαδή, το μέλλον είναι γραμμένο στο παρελθόν. Γι' αυτό πρέπει να μελετάμε. Το παρελθόν για να γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον και να προφυλασσόμεθα θα μην κάνουμε τέτοια ίδια λάθη. Έτσι. Σήμερα Αρήβας. οι επιστήμονε εξετάζουν λοιπόν αυτή την πιθανότητα τη έλευση εξωγήνων πολιτισμών που επεκτάθηκαν στον πλανήτη μα κάποια στιγμή στη διάρκεια τη προϊστορικής εποχή και ότι πρέπει να υπήρχαν βάσει δημιουργημένε στο ηλιακό μα σύστημα. Όπω είπαμε όταν αρχίσαμε την εκπομπή, είναι η τεχνητή δορυφόρη του Άρη ο Φόβο και ο Δήμο. Ναι. Οι εξωγίνοι που διέθεταν αυτό το είδο τεχνολογία θεωρούνται και ως οι δημιουργοί των τεχνητών δικτύων καναλιών από ξύρανση στον πλανήτη Άρη. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και τα έχουν πει οι διάστημοι αστρονόμοι, ο Καλ Σαγκάνος Λόφσκι έχει γράψει που έγινε Εφηή Ζωή στο Σύμπαν. Να αναφέρουν ότι κάπου 25 εκατομμύρια χρόνια. έχουν τώρα οι αστρονόμοι. Γιατί αν τα έλεγα εγώ θα με λέγανε Παλαβή. είπε ε... ο Τάξη ο παπά στην δική μου mm. το 1991 με κασέτα mm. που είχε φέρει. Αυτό που λέμε βίντεο ναι. από Απ' την Αμερική Δεν ήτανε μεταγλωτισμένη mm. Και μετέφραζε ο ίδιος Κατά τη ροή της ταινίας Και είναι ο πρώτος άνθρωπος που άκουσα εγώ Να μιλάει για νερό στον Άρη το 1991 ναι. Και αυτό το ακούσαμε σε δημόσια θέα Και το διάβασαμε πέρυσι πρόπερση Ότι οι επιστήμονες ναι. πλέον αποδέχονται Ότι υπήρξε και και και νερό ναι, λοιπόν, είδες, λοιπόν Άρα είμαστε 25 χρόνια μπροστά Έστω και σαν μια μεγάλη παρέα Χομπιστών Ερευνητών, λοιπόν. φίλων και λοιπά μου. Θα πω αυτό το τελευταίο και τελειώσαμε Που το λένε οι... Που με επιβεβαιώνουν ναι, ό,τι έχω πει μέχρι τώρα Ο Καρλ Σαγκάν και ο Σλόφσκι αστροφυσικοί, αστρονόμοι, κάπου 25 λοιπόν εκατομμύρια χρόνια πριν, είπαν αυτοί, κάποιος κάφο από το γαλαξία σε μια επίσκεψη ρουτίνας που έκανε στον τρίτο πλανήτη, δηλαδή στη Γη, ενώ σχετικά κοινού άστρου του ήλιου μας, μπορεί να παρατήρησε μια ενδιαφέρουσα προοπτική εξέλιξης, τον προκόνσουλ, πρόγονο του Homo sapiens, του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι με την εμφάνιση του προκόνσουλ που είδαν αυτοί, ο ρυθμό επισκέψεων στον πλανήτη μα τα πείκνωσε από τους ταξιδιώτες του ταξιδιώτε του διαστήματο. Δηλαδή, μετά το ανθρωποειδέ που υπήρχε εδώ στη γη. Ναι, ναι. Και, Και παραμένει ο ακόμα. Κάλβιν, ε, αυτό είναι τμήμα τμήματο χημία του Πανεπιστήμιου τη Καλιφόρνιας είπε: Υπάρχουν εκατό εκατομμύρια πλανήτε στο ρατό σύμπαν που ήταν ή είναι σαν τη γη. Αυτό σημαίνει σίγουρα πω δεν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, αφού η ύπαρξη του ανθρώπου πάνω στη γη καλύπτει μόνο μία στιγμή του κοσμικού χρόνου. Και σίγουρα η ευφύη ζωή θα πρέπει να έχει προδεύσει πολύ περισσότερα από το δικό μας επίπεδο σε μερικούς από τους 100 εκατομμύρια πλανήτες. Αυτό ήθελα να πω και σας καλή κτίζω. Να σε καλά, Ανένα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ, θα έρθεις συχνότερα. Δεν, ξέρω, Δεν είναι θέμα διαφώτιση για ποιος πιστεύει τι και τι στέκει, γιατί mm. τις πηγές τις λες. Θέμα είναι ότι ακούγονται πράγματα που ενώ είναι αν είναι κείμενα, ανοιχτό το μυαλό Δεν έχω κάτι τίποτα δικό μου εκτό από την εμπειρία στο γήθιο Ωραία. Αλλά θέλω να σου πω ότι όλα είναι από αρχαία κείμενα και από αστροφυσικούς τι λένε και τα λοιπά. Έτσι. <συσχε> Λοιπόν, αν ένας έχει μυαλό και δεν είναι δογματικός και έχει ανοιχτό μυαλό και τα συνθέσει Τελικά είναι λαλα λόλα λα, λα, τόσο απλά Λοιπόν, 30 χρόνια είναι 3.500, άρα 60 χρόνια είναι 7.000. Να το. Το έργο. Πώ λύνεται. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλο λέει 24 δεύτερα τα 80 χρόνια όπω τα μετράμε εμεί του έμβιου βίου μα, του δικού μα. Λοιπόν, θέλει λίγο έτσι να το ψάχνουμε λίγα για αυτή η φίλη. Λοιπόν, να σε κάνει νυχτή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα. Να σε κατεβοδώσω και είμαστε επαφή. Εντάξει. Keeping Εσάφω. Ε, και α πω και περαστικά έτσι. Γιατί... Κρυωμένοι και ήρθε και πληρώνει ταξί. Είναι αυτά που λέω. Πληρώνω την τσέπη του με τον ΑΒΓ τρόπο. Για να περνάμε καλά τα βράδια, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. 20 του μηνός ακολουθώ τη ρίση του Νίκου στο Σύνταγμα. Παίζονται πολλά. Σα σκοπιαλί θα φαγωθούν Ο ένα πα να φάει τον άλλονε. Εμά να μην φάνε τώρα γιατί θα γριέψουμε και. Έχουμε δει στην ιστορία Μαγριεύει ο Έλληνας μπορεί να κάνει από τη φίλη Εδώ είμαστε Θα κάνω κοινοποίηση και για τη φιλενάδα μας Που είναι άρρωστη και θα κάνει επέμβαση Τη Μαρία Τιτζάνι. Αύριο κατά πάσα πιθανότητα Βέβαια αν είναι εντάξει Θα τη βγάλω Ζω Γερμανία Ευχαριστώ ε, Θα τη βγάλω από το τηλέφωνο Δεν θέλω να ταλαιπωρώ εγώ τη φιλενάδα μου Θα ευχηθούμε τα καλύτερα. Οπότε λογικά, λογικά θα έχουμε και την άτιμπα Παπαμίτσου, δεν ξέρω καν ποιον έχει καλεσμένο, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έχω μισθήνει στους ανθρώπους εδώ, είμαστε μια αρρηκτή ομάδα συμπαγή, έχω λόγους που τα λέω. Προχτές είπα διαφορά, είχα μια ανταπόκριση προς τη θετική πλευρά από ένα από τα τρία πρόσωπα που ανέφερα και είμαι έτοιμο να συνομιλήσω μαζί του. Λοιπόν για να δείτε ότι δεν είμαι κομπλεξικός εγώ, κοιτάω τα συνθετικά πράγματα, να πάμε παρακάτω. Και θα έχουμε νεότερα παντό επιστητού εδώ. Να είστε κοντά στον Αλμπέντο 14, να παίρνετε βιβλία των ερευνητών και για δικό σα καλό και για δικό του. Του στηρίζετε. Το PayPal είναι εδώ. Να μα το μια παρέα ανεξάρτητη. Έρχονται ωραίε μέρε. Το τρίμηνο αυτό θα απολαύσουμε. Θα γιαουρτώνονται όλοι μεταξύ του. Θα σκύλοφαγωθούν για να μα σώσουν. Άρα είμαστε σημαντικοί. Άρα δεν θέλουμε του στο και στη χλαπάτσα αγαπητοί φίλοι. Οπότε να την βάλω επανάληψη. Θα δούμε ρε, τα να μην την ξαναβάλω τώρα ακολουτά. Εκτός αν μου αγουστάρεται. Άλλιως ε, μέσω βδόμαδα κάποια στιγμή. Θα δούμε. Θα κοινοποιήσω ρε, Τα Τασούλη. Θα κοινοποιήσω. Να πω στου φίλους που είναι ακόμα ε, σ, μέσα. Ε, ή αυτούς που γράψαν τα τηλέφωνά τους στο... Μέσαντζερ από εδώ και από εκεί. Θα φυλάξω βιβλία της κυρίας Δάγιου. Έχω και τρία τέσσερα του Διαμαντάρα, αλλά τρία τέσσερα του Γεωργίου. Πάρτε τα βιβλία να στηρίξετε τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. 20 του μηνό στο Συντάγμα, μέχρι που μπορώ να μην κάνω και εκπομπή την Κυριακή. Θα το δούμε αυτό μέχρι το Σάββατο. Ένα δεύτερον. Συνεννοούμε εγώ για πίτα Μέχρι το τέλος του μήνα Αρχάς του άλλου θα την κάνουμε να βρεθούμε έτσι Να γίνει Πλακίτσα να γελάσουμε Οπότε Όλα καλά Ευχαριστώ για την ακρόαση Εμείς εδώ θα είμαστε Έχουμε πει όταν αυτοί θα λείπουν Οι οποίοι αρχίζουν και φεύγουν τώρα μόνοι τους να παναφύγουν ηρωικά Όπου του βρείτε για ουρτάκι Δεν είναι ποινικό αδίκημα αγαπητοί φίλοι Ξέρω ότι σας λέω Καλό βράδυ